Φέραμε ότι το δεύτερο βίντεο από το πλοίο Σφενδώνι κατάφερε και το διέσωσε η Κατερίνα Εκιτίδη οποίο και το τράβηξε ε, κατάφερε και το διέσωσε από τα χέρια των Ισραηλινών ενώ το πρώτο βίντεο από το μαβί μαρμαρά. Το έσωσε μια και το Καλησπέρα και από μένα ε, θα προσπαθήσουμε επιγραμματικά να περιγράψουμε τα ιστορικά γεγονότα που στην ουσία υπήρξαν ο προπομπός αυτής της αποστολής που αφορούν φυσικά το ιστορικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή που καθόρισε τέλος πάντων τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Γάζα αυτή τη στιγμή και ο παλαιστινιακός λαός καθώς και μια μικρή περιγραφή του τι είναι το Free Gaza Movement Ε, ...αποτέλεσμα του οποίου ήταν και αυτή η αποστολή. Ε, να πούμε αρχικά ότι η λωρίδα της Γάζας... ...αποτελεί μια παράλληλα χερσαία λωρίδα... ...στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου... ...μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ... Ε, ...και τα όρια της είναι αποτέλεσμα του αραβο ε, ...του πρώτου Αραβο-Ισραηλινού πολέμου... Ε, Τα όρια της ε, δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 40 χιλιόμετρα... ...ενώ το πλάτος κυμαίνεται μεταξύ 6 και 12 χιλιόμετρων. Στη λορίδα της Γάζας κατοικούν αυτή τη στιγμή γύρω στα 1,5 εκατομμύρια Παλαιστίνη. Ε, το αποτέλεσμα του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου όπως είπαμε εξάσπασε το 1948... Ε, ήταν η εκδίωξη 727.000 Παλαιστινίων η διχοτόμηση της Ιερουσαλήμ σε Ισραηλινή και η Ορδανική ζώνη ε, και η Αιγυπτιακή η κυριαρχία πάνω στη Λωρίδα της Γάζας ε, τη διοίκηση της Λωρίδας Γάζας μέχρι το 1967 ε, είχε η Αίγυπτος ε, όταν και ξέσπασε ο περίφημος πόλεμος ε, των 6 ημερών Ε, έτσι στην ουσία στο μικρό αυτό κομμάτι γης που όπως είπαμε αποτελείται είναι 40 χιλιόμετρα σε μήκος και 12 χιλιόμετρα σε μεγαλύτερο πλάτος ε, διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια σφαγή, μια γενοκτονία ε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου μέσα στην οποία κατοικούν ένα εκατομμύριο άνθρωποι Ε, και αυτό το, το γεγονός δεν φαίνεται να έχει τελειωμό. Μέσα <coughs> σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, ε, της καταπίεσης που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός ξεσπάει το 1987 η πρώτη ντιφάντα ε, στις 9 του Δεκέμβρη. Ε, οι Παλαιστίνοι εξεγείρουν στη δυτική όχθη και στη λωρίδα της Γάζας και η απάντηση είναι από το Ισραήλ φόνη μαζικές φυλακίσεις κατεδαφής σπιτιών βασανισμοί και εκτοπίσεις πολιτών από, τα, από τις οικίε τους η πρώτη η ντιφάντα στα αραβικά σημαίνει ταρακούνημα και στην ουσία υπήρξε μια αυτόρμητη εξέγερση η οποία ονομάστηκε και σε εισαγωγικά πετροπόλεμος, λόγω του ότι στην ουσία ο πόλεμος από τους Παλαιστινίου διεξαγόταν με τη ρήψη πετρών, ε, ήταν σίγουρα μια αυθόρμητη εξέγερση η οποία δεν ελεγχόταν ούτε από την PLO φυσικά, ούτε από τη Χαμάς όσο και αν μετέπειτα συνέβαλαν στην, στην επέκταση της εξέγερσης και στη σφοδρότητα την οποία αυτή πήρε. Ε, προσπαθώντας φυσικά να αποσπάσουν και την υπεραξία αυτού του πράγματος ο καθένας κάθε οργάνωση για τους δικούς της λόγους ε, η πρώτη τυφάντα τερματίζεται στις 20 Αυγούστου 1993 με τη συμφωνία του Όσλο ε, μεταξύ του Ράμπιν και του, και του Αραφάτ ε, με την υπόσχεση των Ισραηλινών ότι θα έχουν τη δυνατότητα οι Παλαιστίνοι να έχουν το, το δικό του κράτο. Μία παραδείσση να πούμε ότι ε, τα αποτελέσματα της πρώτης συντιφάντα ήταν ε, γύρω στους 1.500 Παλαιστίνου νεκρούς. Ε, ε, υπήρξαν και πάρα πολλοί νεκροί Παλαιστίνοι λόγω της ενδοπαλαιστινιακής, ε, μάλλον για, για το γεγονός ότι θεωρήθηκαν ορισμένοι Παλαιστίνοι συνεργάτες των Ισραηλινών και υπήρχαν διάφορες τέτοιες εκτελέσεις. Ε, Φυσικά το Ισραήλ δεν τήρησε καμία από τις υποσχέσεις ε, του Όσλο κανένα Παλαιστινιακό κράτος δεν δημιουργήθηκε ε, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ε, τη δεύτερη τυφάντα, η οποία εξάσπασε το 2000 ε, και έληξε, ε, ε, ε, οδήγησε στο, ε, στο 2002 ε, στην απάντηση του Ισραήλ το οποίο κήρυξε εκ νέου τον πόλεμο στους Παλαιστινίους προσπαθώντας να συντρίψει την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού ενάντια στην κατοχή. Η επιθέσεις τύπου καμικάζοι που πραγματοποιούσαν οι Παλαιστίνοι, που βρίσκονταν σε απομόνωση, χρησιμοποιήθηκαν ως αφορμή από το Ισραήλ για να τους παρουσιάσουν φυσικά ως τρομοκράτες, δικαιολογώντας ε, την αδίστακτη εξτρατεία τους. Ε, ο πόλεμος του 2002 είχε αποτέλεσμα την εκ νέου κατοχή όλων των πόλεων ε, της Δυτικής Σόχθης... ...που είχαν επιστραφεί στου Παλαιστινίους βάσει παλαιότερων συμφωνιών... Ε, ...την αποδόμηση όλων, και την καταστροφή <coughs> όλων των θεσμών ε, της Παλαιστινιακής Αρχής... ...και των δυνάμεων ασφαλείας, ασφαλείας της... Ε, ...την καταστροφή όλων των υποδομών στι πόλεις και τα χωριά της, της ε, Δυτικής Σόχθης... Φυσικά, τι δολοφονίες ε, ηγετών ε, της Παλαιστινιακής Αρχής, τη φυλάκιση χιλιάδων ε, ανθρώπων ε, και τις βάναυσα ενορχιστρωμένες φαγές ενάντια σε πολίτες ε, με την ψυχρά οργανωμένη βία, όπως την περίπτωση του καταβλησμού της ε, Τζενίν ε, τον, ε, τον Ιανουάριο του 2006 στις κοινοβουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στα Παλαιστινιακά εδάφη επικράτησε πλήρως η Χαμάς και απέκτησε το, τον έλεγχο στη λωρίδα της Γάζας αυτό φυσικά δεν άρεσε καθόλου στο Ισραήλ και είχε ως συνέπεια να επιβάλλει σκληρό αποκλεισμό στην περιοχή της Γάζας ασκώντας πίεση στη Χαμάς η οποία επέμενε φυσικά να, να επιζητεί την ανεξαρτησία των εδαφών των Παλαιστινιακών Εδαφών. Ε, έτσι, ο Παλαιστινιακός πληθυσμός έγινε μάτιρας μιας ακόμα δραματικής επιδείνωσης των συνθηκών ζωή του. Ε, τον Ιούνιο του 2008 και συγκεκριμένα στις 19 Ιουνίου... Ε, μετά από πολύ συγκρούσεις... τέθηκε σε η συμφωνία για εκεχηρία... ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς... η οποία και έλυγε στις 19 Δεκεμβρίου του 2008 με τερματισμό του 18-μήνων αποκλεισμού του Ισραήλ. Ανταυτού όμως και παρατηνόμενο του αποκλεισμού ξέσπασαν νέε εχθροπραξίες. Πολλοί εμάς θα θυμόμαστε τον Κενάριο του 2008 την, την εκ νέου επέμβαση του Ισραήλ των Ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, τον βομβαρδισμό της... Πλήθο αεροπορικών επιδρομών και την είσοδο των αρμάτων μάχης μέσα στη Λωρίδα. Το Γενάριο του 2008 είχαμε αποδεδειγμένα και τη χρήση λευκού φωσφόρου, λευκού φωσφόρου από μεριάς των Ισραηλινών. Να πούμε τώρα κάποια λόγια για το, για το Free Gaza Movement, το οποίο στην ουσία ήταν έμπνευση και ιδέα του ενός Αμερικανού, του Πολ Λαρούντι, ο οποίος στον αποκλεισμό της Βιθλεέμ το 2002 ε, ε, εκατοντάδες αγωνιστές και μαχητές Παλαιστίνοι όπως και αλληλέγγυοι ξένοι ακτιβιστές είχαν εισέλθει στο ναό της, της γεννήσεως oh tos, ώστε να, να σωθούν από την καταδίωξη των Ισραηλινών. Ο Λαρούντι ήταν ένας από αυτούς... Boa, που τραυματίστηκε σε εκείνη τη, την πολιορκία των Ισραηλινών. Και αυτό το γεγονός τον οδήγησε στο να, να εντείνει τις προσπάθειες του υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, ε, έχοντας την ιδέα να σπάσει τον αποκλεισμό. Το να σπάσει Αποκλει, ο, ο αποκλεισμό της Γάζας, όμως, δεν ήταν διόλου εύκολο, ειδικά από τη Στεριά, ε, και έτσι ο Λαρούντι θεώρησε πιο εύκολο αυτό να γίνει από τη θάλασσα. Έτσι Το 2006 ιδρύεται το Free Gaza Movement που είχε σκοπό φυσικά να έρθει ο παράνομος αποκλεισμό της Γάζας. Παλαιότερα είχαν γίνει και προσπάθειες από την BLO να στείλει καράβι σπάζοντας το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Το 1988 συγκεκριμένα προσπαθήθηκε να σταλεί ένα πλοίο από την Κύπρο στην Παλαιστίνη ε, το καράβι αυτό εντοπίστηκε η προσπάθεια αυτή εντοπίστηκε από τις Ισραηλινές Μυστικές Δυνάμεις ανατινάχθηκε μέσα στο λιμάνι της, της Λεμεσού και τρία μέλη της αποστολής που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε ανα, ανατινάχθηκαν και σκοτώθηκαν ε, όταν παγιδεύτηκε το αυτοκίνητό του μέσα στην πόλη ε, της Λεμεσού. Ο Λαρούντι στην προσπάθειά του με την έναρξη του Free Gaza Movement βρίσκει ως σύμμαχο έναν Ιορτανό, αν θυμάμαι καλά, το πω, ο Ριάντ Χαμίτ, ο οποίος είχε αναλάβει να πάει στην Τουρκία να αγοράσει κάποιες βάρκες, κάποια πλειάρια ούτως ώστε να ξεκινήσει η αποστολή προς τη Γάζα. Στις 15 Απριλίου ο Ριάντ Χαμίντ βρέθηκε νεκρός σε μία λίμνη στο Τέξας, δεμένος χειροπόδαρα και βρέθηκε και με ταινία ας πούμε, στο στόμα και στα μάτια. Το πόρισμα πάντων, των Αμερικανικών αρχών ήταν ότι πρόκειτο περί αυτοκτονίας. Λοιπόν... Αυτή ήταν η κομβική στιγμή, κομβική στιγμή για το Free Gaza Movement, γιατί μετά από αυτή την εξέλιξη ο Λαρούντι επικοινώνησε με τον Έλληνα Βαγγέλη Πησία, τον αγωνιστή τέλο πάντων Βαγγέλη Πησία, με τον οποίο ξεκίνησαν τις νέες προσπάθειες του σπασίματος του αποκλεισμού. Ε, τα πλοία φτια... ε, φτιάχτηκαν στην Ελλάδα, δύο πλοία ε, στην Ελλάδα, ε, κρυφά ούτως ώστε να μην εντοπιστούν από τις, τις Ισραηλινές μυστικές δυνάμεις ε, και στις 23 Αυγούστου πράγματι του 2008 η αποστολή αυτή είχε έσει ο τέλος ε, και αυτά τα δύο ελληνικά καίκια κατάφεραν να σπάσουν για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας Σε αυτή την αποστολή 44 ακτιβιστές από 17 χώρες του κόσμου πήραν μέρος στην τελική φάση της επιχείρησης. Έκτοτε άλλε τέσσερις φορές κατορθώθηκε να σπαστεί ο ναυτικός αποκλισμός και διάφορες αποστολές έλαβαν χώρα επίσης. Μετά την εισβολή όμως στη Γάζα το Δεκέμβριο του 2008 από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Ε, αυτές οι αποστολές με πολεμικά μέσα από τη μεριά του Ισραήλ ε, και δρώντας σαν πειρατές της Μεσογείου ε, το κράτος Ισραήλ διεμβόλησε το πλοίο Dignity το Δεκέβριο του 2008 ε, και απείλησε με, με βήθηση το πλοίο Αρίωνα τον Ιανουάριο του 2009 καταλαμβάνοντα το ίδιο σκάφος ε, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Μέσα στις αυτά ήταν. Τα γεγονάτα θα συνεχίσω τάσος, τώρα στο πιο ειδικό πλαίσιο. Όσο εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πώς αυτά διαχειρίζονται επικοινωνιακά την ειδησιογραφία... ...άλλονται προβάλλοντας υπέρ μετρα ζητήματα προκειμένου να χαλιναγωγήσουν την κοινή γνώμη... ...την ίδια στιγμή που υποβαθμίζουν ή αγνοούν επιδεικτικά άλλα ταγμένα να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα που υπηρετούν. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του παλαιστινιακού ζητήματος, η βιομηχανία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο, στην πλειονότητά της, υπακούει σχεδόν τυφλά στον ιδεολογικό μηχανισμό και την προπαγάνδα που έχει στήσει το φασιστικό δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, συμμετέχοντας στην πραγματικότητα στην υπόθαλψη ενός κράτους υπόλογου για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί της Γάζας από έρα και θάλασσα ευθυγραμμίζουν δυτικά και Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης χαρακτηριζόμενοι ως νόμιμη άμυνα στι αυτοσχέδιες ρουκέτες που εξαπολύουν αντιστασιακές παλαιστινιακές οργανώσεις στο έδαφος του Ισραήλ με κύριο στόχο τους Ισραηλινούς επίκου οι ασφικτικές πιέσει και οι εκβιασμοί του ευρωαϊκού λόμπι... και η επιρροή που ασκεί στα μέσα μαζική ενημέρωση έχουν απτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, με την άρνηση του BBC να προβάλλει σποτ... για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα... ή με την πραγματοποίηση τηλεμαραθώνιου για τη Γάζα... από την ελληνική κρατική τηλεόραση... κατά την οποία μπαίνει φρένο... ακόμη και στους επόμενους στους καλεσμένους που τον πλαι απαιτώντας να μιλήσουν αποκλειστικά για την ανθρωπιστική και όχι για την πολιτική πτυχή του ζητήματος. <coughs> Το κράτος του Ισραήλ, που επέρεται ότι είναι η μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής και διατείνεται ότι είναι θύμα τρομοκρατών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει στήσει ένα σώμα στρατιωτικής λογοκρισίας με τη συμμετοχή λογοκριτών του στρατού που απαγορεύει τη δημοσίευση πληροφοριών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, όπως απαγορεύει και τη μετάδοση κάθε πληροφορίας για θανάτους και θύματα που μεταφέρονται προς τα νοσοκομεία στο Ισραήλ, έπειτα από το φωνικό ρησάλτο στο στόλο ελευθερίας στα Διεθνή Ήδατα. Είναι το ίδιο σώμα της στρατιωτικής λογοκρισίας, που από την άλλη επιτρέπει τη διαρροή τηλεοπτικών εικόνων των δολοφονιών, της φρίκης και της καταστροφή προκειμένου να φιλοτεχνηθεί μεθοδικά το προφίλ του ΑΐΤΙ του Ισραηλινού στρατού. Πώς μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στις συνθήκες που δημιουργεί αυτή η ανελαίτη προπαγάνδα οι δημοσιογράφοι που αρνούνται να γίνουν μαριονέτες της, κατά πόσο είναι επιτρεπτή η συμμετοχή του δημοσιογράφου σε μια αποστολή όπω αυτή στη Γάζα και ποια είναι η υποδοχή του ρεπορτάζ του από το μέσο που εργάζεται όταν αυτό αντιβαίνει την περιβόητη κυρίαρχη ιδεολογία, κατά πόσο και πώς μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει αυτό που ονομάζεται αντιπληροφόρηση από εργαζόμενους σε καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί ο δημοσιογράφος ως πολιτικό υποκείμενο και όχι ως παπαγαλάκι της εκάστοτε προπαγάνδας να λειτουργήσει ω εμπράκτος αλληλέγγυος στους αγωνιζόμενου. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Με την παρουσία των δύο συναδέλφων που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της εξαίρεσης των κανόνα, που θέλει όλους τους δημοσιογράφους αλήτες και ρουφιάνους, ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε σε μια γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση. Να σας συστήσουμε και από κοντά την Κατερίνα Τεκκητήδη και τον Άρχαρτη Στεφάνου. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας πω λίγα πράγματα για το μηχανισμό προπαγάνδας του Ισραήλ. Έτσι, όπως το βίωσα εγώ σε εμπόδιο για να κάνω τη δουλειά μου. Είναι δύο τρει πληρωματικές παρατηρήσει σε αυτά που έλεγε ο νωρίτερα. Τώρα, όταν ανέβηκα στο πλοίο, στη Σφενδώνη που ήμουνα, είχα την ψευδαίσθηση, όπω και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκεί, ότι το Ισραήλ θα σεβαστεί την ελευθερία του τύπου. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε. Οι δέκα δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί είχαμε γράψει μάλιστα, και μία επιστολή, την οποία στείλαμε στα μέσα μα, η οποία έλεγε πριν την επίθεση ότι θεωρούμε ότι κάθε επίθεση εναντίον μα αποτελεί επίθεση στην ελευθερία του τύπου και έγκλημα. Ότι εμεί είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε το δημοσιογραφικό μα καθήκον στην πολιορκημένη και αποκλεισμένη Γάζα. Θα έπρεπε, νομίζω, να περιμένουμε την Ισραηλινή αντίδραση, δεδομένου ότι έχουμε κάποια στοιχεία, είχαμε κάποια στοιχεία τα οποία έδειχναν πως η βασική Ισραηλινή πολιτική είναι ένα σιωπά κάθε φωνή που δεν τους αρέσει. Τώρα, ποια είναι τα στοιχεία, ουσιαστικά, από τα οποία βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η πολιτική. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα διεθνέ δικτυοποίεσεις σε δημοσιογράφου. Στο οποίο συμμετέχει πολύ ενεργά το Ισραηλινό Λόμπι και στην Αμερική, ας πούμε, έγινε πρόσφατα αισθητό στην υπόθεση τη Ellen Thomas, μια ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου, η, η οποία όταν είπε ότι οι Ισραηλοί πρέπει να φύγουν από την Παλαιστίνη, αναγκάστηκε σε παρέτηση. Δεύτερο στοιχείο αυτή τη Ισραηλινή πολιτική είναι ένα μηχανισμό που υπάρχει η πρόθεση θετικών ειδήσεων για το Ισραήλ, ο οποίο στήθηκε μετά την εισβολή στη Γάζα. Στοιχεία που έβγαλε το Counterpunch, ένα ανεξάρτητο περιοδικό που βγαίνει στο ίντερνετ, έλεγαν ότι για το 2009 δαπανήθηκαν 150.000 ευρώ σε αυτό το μηχανισμό. Τώρα πώ λειτουργεί αυτός. Πρώτα απ' όλα εκμεταλλεύεται τα social media μέσω του Twitter, των blogs και του Facebook. Χρησιμοποιεί ανθρώπους οι οποίοι απαντούν ως ανεξάρτητοι σχολιαστές σε κάθε επικριτικό σχόλιο που γράφεται για το Ισραήλ. Πραγματοποιεί ηλεκτρονικέ επιθέσεις συντονισμένε με ταυτόχρονη αποστολή πολλών μηνυμάτων με φιλοϊσραελινό περιεχόμενο, με τα ηχητικά και βίντεο τα οποία ενοχοποιούν την Ισραηλινή πολιτική και δημιουργεί δικά τους βίντεο τα οποία παρουσιάζουν ουσιαστικά το Ισραήλ ως θύμα και όχι ως θύτη, πολλά τέτοια βίντεο βγήκαν στη δημοσιότητα μετά την εισβολή στη Γάζα. Ίσως έχετε δει ένα βίντεο κωμικό κατά κάποιο τρόπο που παραποιεί το τραγούδι «We are the world» Λέει, το έχει κάνει «We call the world» και βάζει μια ομάδα τραγουδιστών να κοροϊδεύουν τις πολιτικές απόψεις του στόλου της ελευθερία. Άλλο ένα τέτοιο δείγμα είναι ένα βίντεο που βγήκε με συνομιλία ανάμεσα στον Ισραηλινό στόλο και τους επικεφαλείς των πληρωμάτων των πλοίων, στο οποίο φαίνεται ότι οι επικεφαλείς, ουσιαστικά, του στόλου τη ελευθερία λένε στου Ισραηλινούς να γυρίσουν πίσω στο Auschwitz, όπου και ανήκουν. Υπάρχει πολύ τέτοιο υλικό, το οποίο δεν σταματάει να βγαίνει, εφόσον το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει να χρησιμοποιεί και να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία στη δημοσιότητα από αυτά που βρήκε στις δικές μας κάμερες, τις οποίες έκλεψε κατά διάρκεια τη επίθεση. Άλλη μια πρακτική των Ισραηλινών είναι να σπηλώνουν το όνομα ατόμων ή ομάδων που τους κατακρίνουν. Πολύ χαρακτηριστικό πάλι είναι ότι τα πρώτα πλοία, τα έξι πλοία, τα οποία συνελήφθησαν την 31η Μαΐου και μεταφέρθηκαν στο Αστότ, ε, ουσιαστικά παρουσιάστηκαν ως πλοία τρομοκρατών, οι οποίοι είχαν στόχο να πλήξουν το Ισραήλ. Ενώ το πλοίο Ρέιτσελ Κόρη, το οποίο ακολούθησε, αποτελούσε κομμάτι του στόλου της ελευθερίας και ουσιαστικά έφτασε πιο αργά στην περιοχή λόγω κάποιων μηχανικών προβλημάτων, Παρουσιάστηκε ω πλοίο ευγενικών ακτιβιστών, οι οποίοι δεν πρόβαλαν καμία αντίσταση. Είναι επίση γνωστέ οι προσπάθειε των Ισραηλινών να προβάλλουν την τουρκική οργάνωση, το ΙΧΑΧ, ω οργάνωση που έχει δεσμού με την Αλ-Κάιντα ή με διάφορε άλλε τρομοκρατικέ οργανώσει. Αυτά τα στοιχεία τα έχουν χρησιμοποιήσει και Έλληνε αναλυτέ που έχουν βγει σε μέσα για να υποβαθμίσουν ουσιαστικά τη δουλειά του στόλου της τη Ελευθερία του σκοπού του. Και όλα αυτά τα στοιχεία έχουν καταρριφθεί όχι από εναλλακτικά μίντια, αλλά από mainstream μέσα, όπω το γερμανικό περιοδικό Spiegel. Μία περίληψη που μπορείτε να βρείτε και στον ιό τη προηγούμενη Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία. Στο ίδιο το Ισραήλ είναι γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ άμυνα παλιότερα δούλευαν για το στρατό, και ότι αποστέλουν κείμενα με έτοιμα στοιχεία σε δημοσιογράφου σε ολόκληρο του πλανήτη. Πάλι και αυτό το στοιχείο το έχει τεκμηριώσει το Spiegel. Με βάση αυτά, λοιπόν, θα έπρεπε να είχαμε φανταστεί οι δημοσιογράφοι που συνοδεύαμε το στόλο, ότι θα κατασχέσουν όλο το υλικό μα, προκειμένου οι Ισραηλοί να είναι οι μοναδικοί ρυθμιστέ των πληροφοριών που περνούν στο κοινό. Με αυτή την πρακτική, η οποία συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα γιατί, στην ίδια τη Παλαιστίνη, γιατί ο κόσμο πολύ δύσκολα μαθαίνει για τι δολοφονίε, για τι παραβιάσει του κάθε είδου. Το οποίο έχουν οι άνθρωποι είτε στη Γάζα είτε στη Δυτική Όχθη. Δημιουργεί όμω και ένα δευτερεύον πρόβλημα στο ίδιο το Ισραήλ. Γιατί μέσα από αυτόν τον έλεγχο και την παραποίηση τη πληροφορία, η κοινωνία φανατίζεται όλο και περισσότερο, ζητώντα ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο τη πληροφορία. Δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο, ο οποίο ήταν πολύ ορατό σε μια δημοσκόπηση που είχε δημοσιευθεί πριν από ένα μήνα περίπου στην εφημερίδα Haaretz. Εκεί έλεγε ότι το 82% των Ισραηλινών ζητούν πολύ σοβαρές ποινές... ...για ανθρώπους που βγάζουν πληροφορίες για ανήθικες πρακτικές του Υπουργείου Άμυνας. Ότι το 65% των Ισραηλινών θέλει τα Ισραηλινά ΜΜΕ... ...να μην βγάζουν ειδήσει, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ως απειλή... ...για την κρατική ασφάλεια, με τα δικά του κριτήρια βέβαια. Το 43% θέλει να μην προβάλλονται πληροφορίες από παλαιστινιακέ πηγές οι οποίες μπορεί να έχουν κακό αντίκτυπο στην εικόνα του στρατού και το 76% θέλουν οι ομάδες που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην δημοσιοποιούν ελεύθερα τις ανήθικες πρακτικές του Ισραηλινού στρατού. Για μένα, λοιπόν, ο τρόπος που εκλαμβάνω αυτά τα στοιχεία είναι ότι ουσιαστικά το φασιστικό κράτος του Ισραήλ τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από μια εξίσου εκφασισμένη κοινωνία. Και αυτό αποτελεί ένα. Αυτά τα στοιχεία, αυτός ο φαύλος κύκλος που σας παρουσίασα, αποτελούσε και αποτελεί το βασικό λόγο που συμμετείχα στην αποστολή και το λόγο για τον οποίο θα ξαναπήγαινα σε μια αντίστοιχη αποστολή. Γιατί θεωρώ ως δημοσιογράφος ότι έχω καθήκον και απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι στο λαό της κάζας να βοηθήσω στην ελεύθερη μετάδοση του τι, τι διεξάγεται εκεί πέρα, τι γίνεται στη περιοχή. Αυτό Καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση σε μια συζήτηση που νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ακριβώ και λόγω της σύνθεσης του κοινού. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια θέματα που αφορούν περισσότερο το πώς, αυτό ουσιαστικά που έθεσε και ο Τάσος προηγουμένω, το πώς συνδυάζεται μια δημοσιογραφική δουλειά με κάτι το οποίο το πιστεύεις όταν είσαι εκεί και που βάζεις και τα δικά σου όρια ανάμεσα σε έναν ακτιβισμό και στην κάλυψη ενός γεγονότος. Εγώ θα έλεγα ότι από όλη αυτή την ιστορία ξεκίνησα περισσότερο ακτιβιστή και γύρισα περισσότερο δημοσιογράφο στην Ελλάδα. Όταν ήταν να ανέβουμε στα πλοία, ε, παρά το γεγονό ότι παρακολουθούσαμε αυτή την αποστολή για χρόνια, δηλαδή, εκλήπαμε, θυμάμαι, το Ευαγγέλιο του Μπισία να μα βάλει στα προηγούμενα πλοία, και οι ίδιοι κάποια στιγμή κάναμε πίσω, όταν μα είπε ότι, παιδιά, είναι να μπει ένα συνάδελφο του Αλτζαζίρα και τη Μοντ. Μήπω θα σα πείραζε να κάνετε λίγο πίσω, και είπαμε, Φυσικά θα κάνουμε πίσω, γιατί στόχο είναι να έχει τη μεγαλύτερη κάλυψη στο γεγονό. Παρ' αυτά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια προσπαθειών. Φτάνω εγώ μία μέρα πριν ξεκινήσει στο ελεύθερη Μεσόγειο το μεγάλο επιβακό, το, το μεγάλο κάργο που θα μετέφερε την ανθρωπιστική βοήθεια και τα, τα αναπηρικά καροτσάκια για του ανθρώπου που είχαν ε, χάσει μέλη από, από του Ισραήλ βομβαρδισμούς Και βλέπω εκεί του πρώτου ήρωε αυτή τη αποστολή, που δεν είναι καθόλου ήρωε που μπορεί να έχει κάποιο στο μυαλό του. Σαν εργάτε που για τουλάχιστον 72 ώρε. Ήταν εκεί και φόρτωναν το πλοίο, ένα πλοίο το οποίο το βρήκανε σαν μια μάζα από παλιοσίδερα, σκουριασμένο, μια πορτοκαλί μεταλλική μάζα και το έκαναν καράβι με μίνες δουλειά και με αποκορύφωμα αυτή την προσπάθεια να φορτωθεί το πλοίο που ήταν 72 ώρες τουλάχιστον, άιπνοι άνθρωποι ε, μέσα σε αυτό. Εκείνη τη μέρα, νομίζω, το ίδιο βράδυ υπήρχε και μία από τις τελευταίες συνελεύσεις στο Πολυτεχνείο της οργανωτικής ομάδας που ήταν να αποφασίσει ποιοι θα μπουν μέσα. Ε, και υπήρχε η εικόνα να είναι περίπου 40 με 50 άτομα και να έχουν μείνει ακόμα 10 θέσεις. Ε, και όταν, αν σας πει κάποιος ότι παραλίγο να παίξουν μπουνιές εκεί μέσα για το ποιο θα μπει, είναι η απόλυτη αλήθεια. Και αυτό δεν είναι αυτό που προσπαθούν ορισμένοι να πουν περί εσωτερικής, ήτανε Το πόσοι άνθρωποι ήθελαν να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι, να μπουν σε αυτά τα πλοία. Είχαν την αγωνία και το πάθο να είναι μέσα σε αυτή την αποστολή. Και εγώ, ως δημοσιογράφος εκείνη τη στιγμή τράπηκα. Είπα δηλαδή, τι έχω προσφέρει. Εγώ ήμουν στο γραφιάκι μου. Έκανα μια εκπομπή μια φορά την εβδομάδα, όπου διαφήμιζα την αποστολή χωρί κανένα κίνδυνο. Τι έχω να πω σε αυτά τα παιδιά που εδώ και ένα μήνα βάφουν ένα πλοίο, α πούμε, δεν έχουν κοιμηθεί. Είναι μέσα στι μουτζούρε γιατί ήταν στα μηχανοστάσια και προσπαθούσαν να το φτιάξουν. Και αν κάποιο τότε από του ομιλητέ δεν είχε πει ότι παιδιά, οι Παλαιστίνοι ζήτησαν βουλευτές και δημοσιογράφου στο πλοίο ω επιτοπλίστων, θα είχα σηκώσει το χέρι μου να πω θέλω να φύγω. Έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι πρέπει να είναι περισσότερο κινηματική η σύνθεση των ανθρώπων που θα μπουν παρά δημοσιογράφοι. Παρ' όλα αυτά, ξεκινάμε το ταξίδι και νομίζω ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει μέσα μας όταν συνειδητοποιούμε ότι έχουμε και εμείς λίγα πραγματάκια να προσφέρουμε με αυτή τη δουλειά που οι ίδιοι ε, καταδικάζουμε, είμαστε πολλές φορές οι πρώτοι που θα πούμε περί ρουφιάνων και οτιδήποτε άλλο, είμαστε οι πρώτοι που καταδικάζουμε ακόμη και τα, τα δικά μας μέσα που δεν στήριξαν όσο θα θέλαμε, όσο είχαμε στο μυαλό μας όλη αυτή την επιχείρηση. Αρχίζουμε όμω να βλέπουμε λίγο του ρόλου μέσα σε αυτό το καράβι. Εγώ ήμουν ίσω και ο τελευταίο που πήρα μυρωδιά. Τι έγινε, όταν έγινε μια σύσκεψη με στη Σφενδόνη με τους ε, τουλάχιστον 10 δημοσιογράφου και λέγαμε τι θα γίνει σε περίπτωση σύλληψη μετά. Γιατί ουσιαστικά ξέραμε τι θα ακολουθήσει, όσο και αν λέγαμε σε όλου ότι πάμε Γάζα, πάμε αστότηταν. Νομίζω το είχαμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα ότι φυλακοί πηγαίνουμε. Οι, οι περισσότεροι συνάδελφοι έλεγαν ότι πρέπει να αποτελέσουμε μια ξεχωριστή ομάδα οι δημοσιογράφοι, ακόμη και, και χωροταξικά. Αν θέλετε, όταν θα γίνει βολή, εισβολή, να κάτσουμε στην μία άκρη, να έχουμε τι κάρτε τι δημοσιογραφικέ και να πούμε: Εμεί είμαστε δημοσιογράφοι, σεβαστείτε μα. Εγώ του έλεγα όχι, ότι είμαστε από 8 μέρε μέσα σε αυτό το πλοίο και αποκαθαρίζουμε τουαλέτες και κόβουμε καρότα. Είμαστε ένα με αυτή την αποστολή και πρέπει να ζητάμε τα ίδια πράγματα και να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Αργότερα κατάλαβα και κυρίως επιστρέφοντας στην Ελλάδα πόση σημασία έχει ασχέτως με το τι πιστεύεις για μια αποστολή. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Είμαι από τους δημοσιογράφους που ποτέ δεν πίστεψαν στη λεγόμενη αντικειμενική δημοσιογραφία. Ε, αντικειμενική είναι μόνο η πραγματικότητα. Η κάλυψή της δεν μπορεί να είναι ποτέ αντικειμενική. Δηλαδή μπορείτε να μου δώσετε... Ε, μια πολύ απλή πληροφορία για να σα την παρουσιάσω πολύ εύκολα με δύο διαφορετικού τρόπου. Μπορώ να σα πω ότι δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με Ισραηλινού, ή μπορώ να σα πω ότι οι Ισραηλοί σκότωσαν δύο Παλαιστίνου. Έχω πάρει θέση αυτομάτω αυτό. Και μπήκα έχοντα το αυτό στο μυαλό μου, ότι δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία, αλλά όπω σα περιγράφω, άρχισε να αλλάζει λίγο μέσα μου το ποια πρέπει να είναι η στάση του δημοσιογράφου και αν ενδεχομένω αυξάνει και την αξία χρήση του για το ίδιο το κίνημα, διατηρώντας ε, το ρόλο του και λέγοντας ότι είμαι δημοσιογράφος και μπορώ, η δουλειά μου είναι, δυστυχώς δεν, μπο, δεν ξέρω να βάφω, δεν ξέρω να φτιάχνω τη μηχανία, αλλά ε, με αυτή τη κατοδουλειά που κάνω μπορώ ίσως να προσφέρω κάτι σε αυτή την προσπάθεια. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αργότερα χωριστήκαμε σε τρία πλοία, οι τρεις Έλληνες δημοσιογράφοι, Ε, με πιο ηρωικέ εντός ή εκτός αγωικών παρουσίες τις δύο συναδέλφισες τη Μαρία Τμψαρά η οποία αποφάσισε να πάει στο Ελεύθερη Μεσόγειος που θεωρούσαμε όλοι ότι θα είναι ο πρώτος στόχος κανένας μας δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι οι Ισραηλοί θα κάνουν την επίθεση σε ένα πλοίο με σχεδόν 700 ανθρώπους μέσα όσο Ό,τι και αν έχουμε πει για εκφασισμό του στρατού του, στον δυνάμεων ασφαλεία, όλα αυτά δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε ότι θα την πέσουν στον κόσμο. Πιστεύαμε ότι θα πέσουν στου απλού στόχου, κυρίω δηλαδή το πιο αργό όλων, το, το ελεύθερο μεσόγιο. Και ήταν πραγματικά πολύ θαραλέα η απόφαση τη Μαρία να πάει. Αντίστοιχα, η Κατερίνα ε, έδειξε το θάρρο τη μετά, μετά την επίθεση, όταν ο Ισραηλινός στρατιώτη την απειλούσε με το όπλο ότι θα την πετάξει στη θάλασσα και αυτή συνέχιζε να να τραβάει με την κάμερα. Εγώ πήγα, αν θέλετε, παρά το γεγονός ότι τράβηξε όλη τη δημοσίωτα, πήγα στο πιο απλό όλον, όπως το πιστεύαμε, ότι δεν θα γίνει η επίθεση. Και είχα και το προνόμιο να έχω τη ε, σύνδεση ίντερνετ, το οποίο μου έδινε άμεση επαφή με την Αθήνα, σε αντίθεση με τις δύο συναδέλφισσες, οι οποίες νομίζω κάποιοι όσοι έχετε ήδη δουλέψει σε μέσο, μπορείτε να φανταστείτε το τραγικό της υπόθεσης να έχει αυτό το ρεπορτάζ και να μην μπορείς να βγεις να το πεις και μετά να μείνεις και δύο-τρεις μέρες στη φυλακή και πάλι να μην μπορείς να το πεις. Έχω την αίσθηση το πώς ε, το που σταματάει ο ακτιβισμός και το που ξεκινάει η δημοσιογραφία θα είναι πάντα μια γκρίζα ζώνη ε, αλλά μπορείς να πετύχεις αρκετά πράγματα ακόμη και αν δουλεύεις στα λεγόμενα mainstream media ε, τα οποία Στα οποία ίσω να του αναγκάσει να σε στείλουν ή να φύγει μόνο σου και να του πει Είμαι εκεί και έχω αυτό το ρεπορτάζ. Ε, γιατί πολλέ φορέ λειτουργεί έτσι, ιδιαίτερα σε περίοδου οικονομική κρίση. Μερικέ φορέ είναι οι δημοσιογράφοι που λένε Φεύγουμε, και μετά αν δημιουργούν λίγο την είδηση, τη φέρνουν μάλλον στο προσκήνιο, από εκεί που κανεί δεν θα είχε ασχοληθεί, ε, καταφέρνουν να δώσουν λίγο δημοσιότητα. Και μετά να δώσει τη μάχη, επιστρέφοντα πλέον για να προβάλεις όχι παίρνοντας θέση του ακτιβιστή, για να προβάλεις όμως και να δώσει δημοσιότητα, το οποίο από μόνο του έχει τεράστια ε, σημασία. και εδώ θα... το πώς διαχωρίζεις τη θέση σου, το νιώσαμε λίγο ως ερώτημα και όταν καλούμαστε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε εμείς ως δημοσιογράφοι. Όταν θα μα συλλάβουν και θα πρέπει να υπογράψουμε το χαρτί, γιατί ξέραμε από πριν ότι θα υπάρχει ένα χαρτί με το οποίο θα μα ζητούν να νομιμοποιήσουμε ουσιαστικά όλη αυτή την επίθεση. Και πραγματικά το είχα. ήρθε αυτό το χαρτί που έλεγε ότι εμεί μπήκαμε παράνομα στο Ισραήλ, ενώ μα είχαν απαγάγει και μα τράβηξαν σε δικά του χωρικά ύδατα, μα ζητούσαν ένα χαρτί. Όσο το σκέφτομαι τώρα, νομίζω ότι ίσω ένα από του τρει δημοσιογράφου θα έπρεπε να το έχει υπογράψει. Εμεί παίξαμε περισσότερο με όρου όχι είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτή την προσπάθεια, δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε ε, την Ισραηλινή επίθεση. Ίσως κάποιος όμως θα έπρεπε να έχει πει σε συμφωνία ότι φεύγουμε, γιατί έχει τεράστια σημασία τα πρώτα 24 ώρα όταν οι μόνες πληροφορίες ερχόντουσαν από στρατιωτικούς συντάκτες του Ισραήλ, που όπως είπε και η Κατερίνα ήταν προειν υπάλληλοι του Ισραηλινού στρατού, να υπάρχουν δημοσιογράφοι στις χώρες τους και να δώσουν πληροφορίε. Αυτά είναι λίγο πολύ κάποιες σκόρπιες σκέψεις. Νομίζω το, το ενδιαφέρον κομμάτι τώρα ξεκινάει με δικές σας ερωτήσεις. Εγώ ε, και η Καταρίνα δεν θέλησαμε να μπούμε καθόλου σε περιγραφές του τι έγινε. Τα έχουμε πει χίλιες φορές, παρόλα αυτά μπορεί να τα έχουμε πει χίλιες φορές και να μην έχουν φτάσει στον κόσμο. Οπότε αν υπάρχουν και, ακόμη και πρακτικές ερωτήσεις. Ναι, να πούμε... Ναι, να πούμε ότι εκτό ότι βοηθάει ένα μικρόφωνο στο να ακούγεται καλύτερα και να μιλάμε δυνατά και να ακούει προσεκτικά, ας πούμε, ο καθένας και η κάθε μία τι λέμε Αναμεταδίδεται ζωντανά και από τον 98FM και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ και τα παιδιά για αυτό και όποιο θέλει, εντάξει, ξέρω ότι μπορεί κάποιο να έχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο κτλ. εντάξει, δεν θα ήταν κακό ρε παιδί μου, αναμεταδείτε και στο ραδιόφωνο οπότε διευκολύνει, ας πούμε, και η Θα κάνω το συντονιστή λοιπόν. Τώρα το πλήθο εδώ με εξοδότησε. Όποιο θέλει, Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω πώ βιώσατε εσεί τι σημαίνει η αντιπληροφόρηση μέσα από τα μέσα που δουλεύετε. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα μέσα δεν μα επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά είναι η αντιπληροφόρηση. Και Επειδή πάντα, από το τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου το 89 στη δημοσιογραφία, πάντα ο κ. Πασταλάρη μα έλεγε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν ξύλινη γλώσσα, να απέχουν από τα γεγονότα, να παρατηρούν μόνο, να καταγράφουν ξύλινα και να παίρνουν θέση. Θέλω να ρωτήσω εσεί που το βιώσατε στο πέτσί σα. Είναι εύκολο να μην πάρει θέση σε ένα τέτοιο μακελιό. Είναι εύκολο δηλαδή σαν δημοσιογράφος που καλύπτει για μια εφημερίδα συγκεκριμένη ε, να μην έχει δυνατότητα να στείλει κάτι και η μόνη δυνατότητα που έχει να το βγάλει όπως είναι αληθινό γιατί αυτό είναι το αληθινό και αυτή είναι η πληροφόρηση σε μέσα εναλλακτική πληροφόρηση. Νομίζω ότι έχει, υπάρχουν πάντα παράθυρα, ακόμα και στα, και στα μεγάλα μέσα. Εδώ είναι και λίγο τεχνικό: όσοι έχουμε κάνει ραδιόφωνο ή τηλεόραση το ξέρουμε πολύ καλύτερα, την, τη δύναμη του ζωντανού, παραδείγματο χάρη. Πώ ένα ρεπορτάζ που βγαίνει εκείνη τη στιγμή ζωντανά από τον τόπο τη σύγκρουση, τη επίθεση ή οτιδήποτε είναι αμοντάριστο και βγαίνει στον αέρα και μπορεί να περάσει σε χιλιάδε ή εκατομμύρια ανθρώπου και πώ μετά μπορεί να αρχίσουν με διάφορες διαδικασίες, μηχανισμοί να κόβουν, να λιένουν, να στρογγυλεύουν. Νομίζω ότι όσο και αν υπάρχει πάντα η, η ανάγκη μέσων εναλλακτικής ενημέρωσης και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και εκεί να δίνουμε το βάρος και νομίζω και από το Δεκέμβριο του 2008 μάθαμε και, και οι δημοσιογράφοι των mainstream media μάθαμε πάρα πολλά για την ανάγκη αυτών εγώ είμαι πάντα υπέρ Ε, στα, στα μικρά παράθυρα που σου δίνουν τη δυνατότητα να, να πεις την αλήθεια... όχι να κάνεις ε, τη δική σου προπαγάνδα. Δηλαδή, όταν έβγαινα τις τελευταίες στιγμές από το Μαβί Μαρμαρά... Ε, μερικές ώρες πριν γίνει η επίθεση... και ουσιαστικά και ο λόγος που θέλαμε να πάει κάποιος από εμά στο Μαβί Μαρμαρά... είναι ότι είχε ίντερνετ και μπορούσαμε να βγαίνουμε ε, ζωντανά στον αέρα. Δεν έλεγα κάτι για να στηρίξω πέραν του τι έβλεπα... Δηλαδή ότι έβλεπα ε, απλούς ανθρώπους που δεν οπλοφορούσαν. Δεν είναι, δεν είναι αυτό η αντιπληροφόρηση. Το ότι έβλεπα μπροστά μου μόνο σφεντώνες ή και μετά όταν άρχισαν να, να χτυπάνε ε, σε άμυνα, σε απόλυτα νόμιμη άμυνα, σε μία άναντρα επίθεση σε διεθνή χωρικά υδατά, όταν έπιασαν ένα ξύλο και χτύπησαν, ακόμη και αυτό να το μεταδώσει, είναι η αλήθεια που πρέπει να πεις. Εδώ θα μπορούσε κάποιο να πει όχι, δεν... Ε, έκαναν παθητική άμυνα, δεν έκαναν παθητική, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν και έπρεπε να είναι κάποιος εκεί να το μεταδώσει. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των, ε, της παράλληλης αυτής δράσης στη δημοσιογραφία, δηλαδή εναλλακτική ενημέρωση σε εναλλακτικά μέσα και όπου μπορέσεις να τραβήξεις το, τον κόσμο, γιατί δυστυχώς ακόμα ο κόσμος παρακολουθεί τα, τα mainstream. Ε, ο Άρης μίλησε για ένα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο, Για το στοιχείο του αυτό από τη μάρτυρα, ο οποίο βγαίνει κατευθείαν στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, δεν μπορεί να κοπεί, δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιο από το να πει αυτά που λέει. Νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη αποστολή είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Επειδή ήταν σχετικά δύσκολο να μπει, δύσκολο να συμμετέχει, όπω και παρόμοιε αποστολέ που μπορεί να γίνονται σε πόλεμε περιοχέ, α πούμε, υπάρχει μια αναγκαστική εμπιστοσύνη από τα μέσα, όσο mainstream κι αν είναι. Είναι ουσιαστικά αναγκασμένα να σου δώσουν το λόγο, να σου δώσουν τη φωνή, γιατί δεν έχουν άλλο δικό του τρόπο να βγάλουν την πληροφορία. Δηλαδή, υπάρχει ένα παράθυρο μέχρι να αρχίσουν να ελέγχουν ή να παραποιούν ή να βγάζουν, να αποφασίσουν και τα ίδια τι γραμμή έχουν απέναντι σε αυτά που μεταδίδει ω δημοσιογράφο. Υπάρχει ένα παράθυρο να πει αυτά που θες και αυτά που βλέπει, χωρί να παραποιεί, βγάζοντα την αλήθεια έτσι όπω είναι προ τα έξω. Καλησπέρα. Καταρχήν, η τιμή μα που είστε εδώ πέρα, θέλω λίγο να ρωτήσω σε αυτό που επικεντρώνεται, ότι ακόμα και από μέσα από τα θεσμικά μήντια, κάτι μπορεί να βγει. Θέλει <coughs> <coughs> να είναι το ζωντανό ή είναι του «Τι είμαι εκεί και λέω δύο πράγματα». Ποιος θα έχει το μικρόφωνο όταν θα είναι εκεί για ένα θεσμικό μέσο, είναι ήδη μια επιλογή. Ποιο θα μιλήσει στο μικρόφωνο αυτού που έχει το μικρόφωνο, Είναι πάλι μια επιλογή. Θέλω να πω ότι σπανίω έχουμε τη δυνατότητα με ένα μικρόφωνο ενό θεσμικού μέσου να κάνουμε εμείς επιλογές του τι λέμε και τι δίνουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, 100%. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η αντιπληροφόρηση, όλο αυτό το κίνημα, όλα αυτά τα τα sites στο ίντερνετ ή ραδιοφωνικές σταθμοί που να βγάζουν διαφορετικές πτυχές των γεγονότων. Από την άλλη, είναι μερικές αποστολέ στις οποίες, τώρα δεν εσύ να το βλέπω και λίγο γραμματικά το πράγμα, δεν πηγαίνεις αν δεν έχεις... Επειδή μου, πέρα από το οικονομικό κίνητρο ή τι ο κίνητρο της προσωπικής προβολής που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει στην άλλη άκρη του πλανήτη για να καλύψει ένα γεγονό. Υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία, στα οποία δεν συμμετέχεις αν δεν έχεις πραγματικά πάθος και ιδεολογική έτσι και πολιτική ας πούμε, συμφωνία με αυτό που θέλεις να, να πεις και να προβάλλει πηγαίνοντα εκεί. Στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολο να διαχωρίσω αν είμαι ακτιβίστρια, αν είμαι δημοσιογράφος. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κράταγα την κάμερα και ταυτόχρονα φώναζα, γιατί ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, όπω και όλοι οι υπόλοιποι που βρισκόμασταν στο πλοίο. Μάλλον ήταν το περισσότερο που μπορούσα να κάνω, να φωνάζουμε όντα άοπλοι απέναντι σε ένοπλου στρατιώτε. Φώναζα, σταματήστε, σταματήστε και ταυτόχρονα τράβαγα για να κάνω τη δουλειά μου. Εκεί έχασα την μπάλα. Δηλαδή δεν μπορούσα να, να διακρίνω του ρόλου και ακόμα δεν είμαι σίγουρη, είναι συγκεχημένη στο μυαλό μου. Αλλά το 99% των δημοσιογράφων που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη αποστολή νομίζω ότι συμφωνούσαν πολιτικά και ιδεολογικά με το περιεχόμενό της. Δεν είναι έτσι τα πράγματα παντού. Είχαμε την τύχη να συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο. Ε, δύο πράγματα. Μερικές φορές νομίζω ότι απλώς και να δώσεις ε, το ότι υπάρχουν κάποια καράβια που πάνε προς τα κάτω, μπορεί να έχεις παίξει ένα ρόλο με ό,τι περιορισμούς και αν έχεις από το ποιο είναι στο στούντιο και τι κάνει δηλαδή, Το να είσαι μέσα στο πλοίο και να πρέπει να σε βγάλουν γιατί έχουν έναν άνθρωπο του μέσα στο πλοίο αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα ε, από το να μην είσαι μέσα στο πλοίο. Ασχέτω με το τι θα πει ο, στην άλλη άκρη τη γραμμή. Έχουν έναν άνθρωπο εκεί και πρέπει να πει δύο πράγματα, και α πει και τα χειρότερα. Δηλαδή, αυτή όλη η όλη επιχείρηση δεν κρίθηκε στο αν θα κρύβαμε, θα λέγαμε κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω, στο αν θα το λέγαμε και αν θα ε, έφτανε προ τα έξω στο διαχωρισμό στι, στις Φενδόν τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα ήταν ένας πολύ μικρός χώρος και είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λέει η Κατερίνα ότι όταν είσαι και τη τρως πλέον από τους Ισραηλινούς στρατιώτες ε, χάνεται, χάνεται α, α, αυτομάτως ο διαχωρισμός σε εμά που μπορούσες να επιλέγεις ε, στο Μαβί Μαρμαρά που ήταν μεγάλο πλοίο και μπορούσε να επιλέγεις εκείνη τη στιγμή το βαθμό που θα είσαι ε, να καταγράφεις ή να συμμετέχει, ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα και ίσω τώρα να ακούγεται σκληρό και τέτοιο, να πω ότι δεν θα βοηθήσω αυτόν που είναι κάτω. Υπάρχουν πέντε Εντάξει, όχι ότι είναι μόνο του κάτω και τον βλέπω και το, απλώ τον βγάζω φωτογραφίε, αλλά υπάρχουν πέντε άλλοι άνθρωποι και εγώ θα μείνω με τη μηχανή. Γιατί θεωρώ ότι το να υπάρχει μια φωτογραφία του νεκρού μετά, όσο σκληρό και αν ακούγεται, μπορεί και αυτό να παίξει το ρόλο του. Σώθηκε... Και αυτά που... Σώθηκε ένα βίντεο που ουσιαστικά είναι ηχητικό γιατί ήταν πολύ δύσκολες ναι, οι συνθήκες και μαθαίνω ότι σιγά σιγά βγαίνουν και άλλα υλικά. Υπάρχει ας πούμε ένας γερμανός δημοσιογράφος που έχει κάποια πλάνα πριν από την επίθεση από το Ελεύθερη Μεσόγειος. Ε, το υλικό έχει σωθεί όλο ουσιαστικά απλώς είναι στα λάθος χέρια. Ε, Α, αυτό. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά είναι όσο περνάει ο καιρό, όσο Ξεφουσκώνει τεχνητά, συνειδητά ή ασυνείδητα το θέμα στη Δύση, τόσο πιο εύκολο είναι για την Ισραηλινή προπαγάνδα να το εκμεταλλευτούν αυτό το υλικό που έχουν στα χέρια του. Σήμερα βγήκε στη Χαρέτζ, στην ιστοσελίδα, ένα βίντεο που δείχνει κάποιου από του επικεφαλεί τη τουρκική αποστολή να προτρέπουν, όπω έλεγε ο τίτλο, τον κόσμο να ρίξει του Ισραηλινού στρατιώτες στη θάλασσα. Αυτό ήταν ο τίτλο. Το είχα e χά προτρέπει τα μέλη της αποστολής να πετάξουν τον κόσμο στη θάλασσα. Βλέποντα το στο βίντεο, καταλαβαίνεις τη διαδικασία μέσα στην οποία υπόθηκε αυτή η φράση, η οποία ήταν πολύ πιο soft, και την οποία όταν χωρίσεις ουσιαστικά από τα συμφραζόμενα, τη είναι εντελώς διαφορετικό βάρο. Νομίζω ότι από εδώ και προσθέτουμε πολύ τέτοιο λικό να βγαίνει στη δημοσιότητα από την Ισραηλινή προπαγάνδα. Είναι... Αυτή είναι η γνώμη μου. Ε, δουλεύοντας ε, για διεθνές, στο Διεθνές Ρεπορτάζ, ε, έχω παρατηρήσει γενικότερα ότι και όσον αφορά την Αραβο-Ισραηλινή σύγκρουση ε, εν γέννη, και ειδικότερα την, την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, ε, και η ΜΕΝ, και η ΔΕΕ, και το Ισραήλ, το κράτος Ισραήλ και οι αρχές ε, της Παλαιστίνης, ε, αντιστοίχως προσπαθούν να μπουν στη θέση του θύματο. Από τη μία το Ισραήλ λέει ότι μας ρίχνουν ε, Ρουκέτες, άρα δικαιολογούμαστε να κάνουμε επίθεση στην Γάζα. Απ' την άλλη, οι άλλοι λένε, εμείς θέλουμε κράτος. Μας έχουν πάρει τα εδάφη μας και μπαίνουμε, προσπαθούμε να αντισταθούμε σε αυτό. Ε, το, το βασικό μου ερώτημα και ξεκινώντας από την τοποθέτηση που έγινε πριν ε, από τον... Ε, όχι από τον Τάσο, ποιο μίλησε πριν, ε, ο Αχιλίας... Ε, ξεκινώντας από την ε, τοποθέτηση του Αχιλέα, ε, που είπε ότι η πρώτη αντιφάντα ήταν ένα αυθόρμητο ξέσπασμα των ε, Παλαιστινίων ε, θέλω να ρωτήσω αν ε, γενικότερα η, το γεγονό ότι αν μέσα στην ε, κριτική, ας πούμε, γεν, γεν, γενικότερη κριτική που γίνεται στο Αραβοριζαλίνο στην Αραβοριζαλίνη σύγκρουση κάνουμε κριτική και στις δύο, ας πούμε, και στα δύο μορφώματα που προσπαθούν να δημιουργηθούν εκεί πέρα. εννοώντα τα κράτη που είναι εκεί, δηλαδή το Ισραήλ, και από τη μία τομή συγκεκριμένο κράτος της Παλαιστίνης, το οποίο όμως παρά τα αυτά υπάρχει αστυνομία, υπάρχει κανονικά στρατός και αντίστοιχα, ε, δηλαδή, η σύγκρουση περιορίζεται ανάμεσα στα δύο κράτη και όχι στους λαούς, ανάμεσα, δηλαδή πραγματικά στους λαούς των Ισραηλίνων και των Παλαιστινίων. Αυτό. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό το πράγμα υπήρχε κάπως σαν ιδέα μέσα στην αποστολή, ας πούμε, γενικότερα. Στην αποστολή που ξεκίνησε για να, για, να πάει η αλληλεγγύη στη Γάζα. Ε, καταρχήν, κατά την άποψή μου, η εξίσωση των δύο πλευρών είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που πραγματοποιεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πραγματοποιούν τα μέσα ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Αυτή η αίσθηση... Που προσπαθούν να περάσουν με κάθε μέσο και δυστυχώς έχει περάσει και σε χώρους τη αριστεράς... και σε χώρους του ακτιβισμού περί βία, δεν είναι σε καμία περίπτωση κύκλος βίας. Είναι μία πλευρά που επιτίθεται στην άλλη. Ε, δεν βλέπω καμία. Δηλαδή, όταν βομβαρδίζουν τη Γάζα και έχουν 1.500 νεκρούς και 13 από την άλλη πλευρά, δεν μου κάνει κύκλο γεωμετρικά όπω το βλέπω. Όταν βομβαρδίζουν το Λίβανο και σκοτώνουν παιδιά και. Ε, Πέφτει και μια ρουκέτα αυτοσχέδια η οποία στο γάμο του Καραγκιόζηου που πέσει δεν μου κάνει κύκλο. Δεν μιλάμε για δύο κράτη. Αν πιάσουμε το θέμα της Παλαιστινιακή Αρχής όπως ε, έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με τον Αμπά, που είναι ουσιαστικά μια πραξικοπηματική δοσύλλογη κυβέρνηση που ανέτρεψε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση τη Χαμάς έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να το, να το καταδικάσουμε αλλά... Αυτό είναι δευτερεύον και πρέπει πρώτα, νομίζω, δημοσιογραφικά να έχουμε στο μυαλό μας να απαντάμε, να σπάμε αυτό το, τον δίθεν κύκλο βίας. Δεν υπάρχει κύκλο βία κάτω. Υπάρχει και ένα πρακτικό κομμάτι, νομίζω, στην ερώτησή σου για την κριτική, το κατά πόσο το είχαμε στο μυαλό μας ή όχι. Όταν ξεκινάσαμε ένα τέτοιο ταξίδι, πρέπει να έχει λίγο διαχωρισμένο του ρόλους. Εκεί πα για να κάνεις ρεπορτάζ και η ανάλυση ακολουθεί. Μπορεί να την κάνεις μετά στην εφημερίδα, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο που δουλεύεις, αλλά είναι κάτι τελείως ξεχωριστό από τη μετάδοση των γεγονότων. Σε εμά εντάξει, ο καθένας έχει τις ιδέες του, έχει τον τρόπο από τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα. Συμφωνώ με τον Άρη ότι δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία απόλυτα, αλλά, καθόλου, αλλά στη μετάδοση τη είδησης, Αυτό φαίνεται πολύ λιγότερο από ότι στην ανάλυση την οποία θα κάνεις μετά, εν υπόγραφα, βάζοντας φραγίδα, σου και λέγοντας «αυτός είμαι εγώ, αυτά πιστεύω». Οπότε δεν έπαιζε κάτι τέτοιο όταν ξεκινήσαμε την αποστολή. Μάλλον θα επιστρέψω λίγο στο σημείο πριν την τελευταία ερώτηση για να πω και εγώ κάποια πράγματα. Γιατί τα ζητήματα που μπήκαν, αν μπορεί να είσαι ω δημοσιογράφο ή ω ακτιβιστή, πού είναι τα όρια, είναι κάτι που έχει απασχολήσει, ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει αυτή τη συνέλευση πάρα πολύ. Αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα. Ε, και θέλοντα να μοιραστώ, ίσως λίγο, κάποιε σκέψει που έχουμε κάνει, για μα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον να το, να το δούμε ξανά. Ε, είναι δεδομένο για όλους μας, νομίζω, ότι τα Μέσα Μαζική ενημέρωσης αποτελούν έναν ιδεολογικό μηχανισμό σε αυτό το, το σύστημα. Έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο που υπηρετεί. Επομένως, αυτόματα γεννιέται ένα ερώτημα στον καθένα που λειτουργεί μέσα, που, που δουλεύει μέσα σε αυτή τη διαμηχανία, ε, το γιατί, γιατί το κάνει. Γιατί παραμένει μέσα σε αυτή τη βιομηχανία. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που καταρχήν πέρα για καθένα σε προσωπικό επίπεδο νομίζω, βλέπω, και σιγά σιγά προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε και συλλογικά και να το επεξεργαστούμε και πολιτικά. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα. Τα μέσα μαζική ενημέρωση έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό ρόλο μέσα σε αυτό το σύστημα και εμεί εξακολουθούμε, δεχόμαστε δεν, δεν έχουμε παρετηθεί κάποιοι προτείνουν ότι αυτή είναι η λύση, να σηκώθουμε να φύγουμε, ε, εξακολουθούμε να, να λειτουργούμε μέσα σε αυτά. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι κάποια απάντηση επιχειρούμε να δώσουμε, η οποία μάλλον κλείνει προς αυτή την κατεύθυνση που λέει ότι ε, προσπαθούμε σε κάθε πεδίο Εργασιακό πεδίο, όπω σε, σε οποιοδήποτε άλλο και σε αυτό, ένα εργασιακό πεδίο να δίνουμε τι μάχες μα σαν εργαζόμενοι. Που νομίζω ότι αυτό σημαίνει ανα πάσα στιγμή όχι μόνο τα, τα, εργασιακά, τα καθαρά εργασιακά ζητήματα, αλλά και τα ιδεολογικά που απορρέουν από οποιοδήποτε επάγγελμα και αν ασκεί κανείς, Όλα τα επαγγέλματα έχουν ένα, ε, ένα κομμάτι τη δουλειά για το σύστημα που, που καταφέρνουν. Προφανώ είναι αυξημένο ο ρόλο του δημοσιογραφικού επαγγέλματο και έχουμε δει πως έχουν λειτουργήσει οι δημοσιογράφοι και η κάλυψη των γεγονότων προς μια κατεύθυνση. Άρα, να ρωτήσετε κανείς, και θέλω δηλαδή να υπάρχουν αυτά σαν ερωτήματα, όταν έχετε ξέρω μια σαν τοποθέτηση σαν ερώτημα, πραγματικά πόσο μπορεί κανείς να αντισταθεί σε αυτό το πεδίο ή όχι, Αν Ακριβώς επειδή πρόκειται και για ένα ιδεολογικό πεδίο, αν έχει μεγαλύτερη αξία η αντίσταση μέσα σε αυτό ή όχι, είναι τελικά εφικτή ή ο μονοσδρόμος, όπως, λέγεται, όπως προτείνεται, είναι τα εναλλακτικά μέσα. Και μ, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και κάποια ερωτήματα που παραμένουν για όποιον κρατάει μια κάμερα, ένα κασωτοφωνάκι ή φωτογραφική μηχανή, ανεξάρτητα από το αν δουλεύει σε θεσμικό μέσο ή εναλλακτικό μέσο. Παραδείγματο χάρη ε, και μη αναφερόμενοι καθόλου στο προσωπικό σθένο εκείνη τη στιγμή του να συνεχίσει, ας πούμε, Κατερίνα, να τραβά. Αναρωτιέμαι τι ήταν αυτό που σε έκανε να λε ότι θα εξακολουθήσω να τραβάω. Αν ήταν η αίσθηση ότι υπάρχει ένα αρχισυντάκτη και ένα μέσο από πίσω που περιμένει, με έχει στείλει για να του βγάλω το θέμα, και άμα δεν το έχω, έχω πρόβλημα. Αν είναι η αίσθηση που εγώ το έχω βιώσει πολλέ φορέ μπροστά στι συνθήκε που με κάνουν να καταραίω να λέω ότι πρέπει να πω την ιστορία. Αν αυτή την ιστορία τη λέει διαφορετικά ε, εκείνη τη στιγμή ο ίδιος άνθρωπος, αν θα το έκανε για ένα θεσμικό μέσο ή αν θα το έκανε για ένα εναλλακτικό μέσο. Ε, και νομίζω ότι το όριο αυτό του το πού παραμένουμε καταγραφής και πού παραμένουμε ε, ενεργοί, ε, αγωνιζόμενοι και πού είμαστε ενεργοί, αγωνιζόμενοι άνθρωποι έχει προκύψει, αυτό θέλω να μοιραστώ σαν ερώτημα, Προσόλου μα, ακόμα και όταν συζητάμε τι ίδιε στι διαδικασίε τη euh, αντιπληροφόρηση. Δηλαδή, ακόμα και όταν κατεβαίνουμε για ένα εναλλακτικό μέσο να κάνουμε αντιπληροφόρου και κρατάμε μια κάμερα και μια φωτογραφική μηχανή, μέχρι ποιο σημείο το κάνουμε και μέχρι ποιο σημείο θα πάρουμε και εμεί την πέτρα εκείνη τη στιγμή να επιτυχούμε και όχι να, να καταγράψουμε. Άρα νομίζω ότι αφορά και ένα ζήτημα ε, πέραν του θεσμικού ή του εναλλακτικού, ω προ το ίδιο το μέσο και τη χρήση του κάνουμε και τα όρια που έχει. Ε, δεν ξέρω αν έμοιαζε σαν τοποθέτηση, σαν ερώτηση, ήταν και τα δύο μαζί. Ε, στο περί ιδεολογικού μηχανισμού, ιδεολογικό μηχανισμό είναι και το σχολείο και να είσαι δάσκαλο. Αλλά δεν ζητάει κανεί από του δασκάλου να παραιτηθούν. Επειδή συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα καλούπια πάνε να βάζουν του μαθητέ, όπω θέλουν να το κάνουν και οι δημοσιογράφοι ή το, το δίκτυο το των μέσων ενημέρωσης εννοώ. Ε, απλώς, εντάξει, επειδή είναι σε μια γραμμή πιο μπροστά και πιο εμφανή, αν θέλει, σε σχέση με ένα δάσκαλο, ασκείται πολύ πιο έντονη κριτική ενδεχομένως στο τέτοιο. Νομίζω απάντησα πριν εγώ στο περί αν είσαι μέσα ή έξω. Εγώ νομίζω ότι είσαι και μέσα και έξω, χωρίς πάτες, δηλαδή... Αν λέγαμε τώρα ότι μας παίρνουν όλους εμάς και αλλάζουν το προσωπικό του μεγκα ή του αντένα και μας βάζουν στις θέσεις όπως είμαστε να πιάσουμε, νομίζω πάλι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, γιατί θα... Κληθούμε να καλύψουμε κάποιε θέσει σε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό εμπαραιωματοποίηση τη είδηση που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να βγάλει την είδηση που θέλουμε. Αυτό στο περί αυταπάτε του τι μπορεί να κάνει από μέσα. Δηλαδή, διαφωνώ με όσου λένε θα αλώσουμε τα μέσα ενημέρωση από μέσα. Διαφωνώ απόλυτα. Αλλά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και από εκεί, αν έχει το μυαλό σου και το... και το απ' έξω. Το ποια πρέπει να είναι η στάση σου, νομίζω η ίδια είναι η στάση σου. Αυτό που αλλάζει είναι οι αντιστάσει που συναντά από το ίδιο το μέσο στο τι θα σε αφήσει να πεις εσύ, όμως, ένα πράγμα έχεις να πεις. Είτε δουλεύεις σε θεσμικό, είτε σε μη θεσμικό. Με έναν τρόπο, δικό σου μεν, αλλά με έναν τρόπο τα βλέπεις... και αυτό πρέπει να, να προσπαθεί να βγάζεις. Στο ένα θα το πετύχει, στο άλλο μπορεί να φας σου. Δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Για μένα, το πρώτο στοιχείο που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος... είτε δουλεύεις σε αναλεκτικό, είτε σε mainstream μέσο... είναι να αποκτήσεις συνείδηση Γι αυτό που Τόσο στον κόσμο γύρω του, όσο και στο επάγγελμά του. Από εκεί και πέρα, αν δουλεύει σε mainstream μέσο, να αναγνωρίσει τα όρια που έχει τα οποία προανέφερε ο Άρης, και να προσπαθεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτά και ξεπερνώντα τα, να λειτουργήσει εννοώ σωστά, να κάνει σωστά τη δουλειά σου. Αν δουλεύει σε εναλλακτικό μέσο, ακόμα καλύτερα. Απλώ υπάρχει τεράστια δυσκολία τη επιβίωση των εναλλακτικών μέσων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Ε, να πω μόνο λίγο για τη διαδικασία της κουβέντας, ότι δεν αναγγεί να γίνονται ερωτήσει, μπορεί να γίνονται και τοποθετήσεις και να συνεχίζουμε την κουβέντα. Καλησπέρα. Ε, ήθελα να ρωτήσω, επειδή το ζήτηκε από μέσα ως δημοσιογράφη, ποια ήταν η στάση των... Ε, Μέσων ενημέρωσης των mainstream των ελληνικών πριν το στόλο της ελευθερίας, κατά τη διάρκεια και μετά. Αν άλλαξε, και αν άλλαξε, γιατί νομίζετε ότι άλλαξε. Γιατί χένια νεκρούς άλλαξε. Δηλαδή, αν είχαμε πετύχει το στόχο μας και φτάναμε στη Γάζα στόχο της αποστολής και έφταναν στη γάζα και ξεφόρτωναν ήρεμα-ήρεμα ήρεμα και μας περίμενε εκεί μια αντιπροσωπεία με παιδάκια που κουνούσε σημαία και μας ευχαριστούσε, δεν θα ξέρατε τίποτα. Ε, εντάξει, εσείς θα ξέρατε, αλλά κανένας άλλος δεν θα ήξερε τι έγινε. Ε, καθαρά για λόγους ε, marketing και, και τηλεθέασης έφτασε στα μέσα ενημέρωσης. Ήταν απόλυτη η αδιαφορία πριν, αλλά ακόμη και κατά τη διάρκεια περισσότερο κάποιες στιγμές αισθανθήκαμε ότι σε προσωπικό επίπεδο ενδιαφερόντουσαν κάποιοι συνάδελφοι και εδώ παρένθεση ακόμη και συνάδελφοι που διαφωνούσαν ε, με την όλη αποστολή έδειξαν όμως ένα πολύ ανθρώπινο πρόσωπο ακόμη και δεν θέλω τώρα να πω ονόματα ανθρώπους που μπορεί να τους μισείτε οι περισσότεροι αλλά ήταν εκεί και αγωνιούσαν και τέτοιο σε ένα προσωπικό επίπεδο μπορεί να βοήθησαν αλλά χωρίς τους νεκρούς Δεν θα υπήρχε είδηση. Ε, νομίζω ότι έχει δίκιο στο πρώτο κομμάτι ο Άρης αυτό που λέει. Δηλαδή, έχουν γίνει 8-9 αποστολές με καράβια. Θυμόμαστε μόνο το καράβι που εμβόλησαν. Το πρώτο που ήταν η επιτυχημένη αποστολή, ήταν κάτι τρομακτικό, οπότε δεν μπορούσαν να το αποκρύψουν. Η 9 είναι επίση ένα στοιχείο το οποίο... και μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση, η οποία τους προκάλεσε, το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί, όσο και αν προσπαθήσει ένα μέσο το «Κατά τη διάρκεια» δεν το ξέρω καλά, αλλά από ό,τι μου έλεγαν φίλοι, συνάδελφοι μου, τους οποίους μίλησα μετά, την πρώτη μέρα έπαιζε πρώτο θέμα, τη δεύτερη μέρα έπαιζε τρίτο θέμα, την τρίτη μέρα έπαιζε πέμπτο θέμα. Πολλά μέσα δεν παίξανε καθόλου την άφηξη και σιγά-σιγά το θέμα πέρασε ουσιαστικά στα τελευταία ή εξαφανίστηκε από τα... τις σελίδες. Αλήφθηκα... Οπα. Εν μέρη καλύφθηκα από το παιδί για την ερώτηση που έθεσε. Απλά συμπληρωματικά, αν θέλετε να, να τουποθετηθείτε σε κάτι. Ήθελα να ρωτήσω ε, από τη στιγμή που γυρίσατε πίσω ε, πώς διοχετεύσατε την πληροφορία ή αντιπληροφορία που είχατε πλέον στη διάθεσή σας ζώντας ως μάρτυρες στην όλη κατάσταση εκεί. Πώς ελευθερία είχατε από του προϊσταμένους σα, ποιο ενδιαφέρον υπήρχε από τα μέσα στα οποία εσείς εργάζεστε ή και σε γενικότερο επίπεδο, γενικά από τα μέσα ενημέρωση από του συναδέλφου σας, αν ε, ε, γνωρίζετε, με λίγα λόγια, ε, σε ποιο βαθμό και μέχρι ποιο επίπεδο ήταν επιτρεπτή η αντιπληροφόρηση σ, σ, από τα μέσα που εσείς, ας πούμε, είχατε τη δυνατότητα να το, να το κάνετε. Γιατί, προφανώς, επειδή δεν έφτυγε κάποιο ελληνικό συμφέρον, δηλαδή δεν βρήκατε κανένα σκάνδαλο για τη ζήμηση για το βατοπέδι είχατε μια σχετική ελευθερία να το αναπτύξετε. Υπήρχε όμως μια περιοριστική γραμμή. Τέθηκε ένα ζήτημα ελευθερίας για το πόσο, πόσο και πώς εσείς θα το βγάζατε προς τα έξω από τα μέσα που υπηρετείτε. Έλα. Για μένα δεν υπήρχε κανένα κανένα τέτοιο πρόβλημα, ήταν καθαρά... Δουλεύω και σε ένα μέσο το οποίο, ας πούμε, έχει κάποιες ευαισθησίες. Τέλος πάντων, δεν θα το πω έτσι, θα πω ότι υπάρχει κάποια σύμπνια μεταξύ των συναδέλφων για συγκεκριμένα ζητήματα. Ο Παλαιστινιακός Αγώνας είναι ένα από αυτά. Και αυτή η ευαισθησία γενικά διακρίνει όλους όσοι περνάμε την πόρτα του κτηρίου, θέλω να πιστεύω. Τέλος πάντων, γι', γι αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο, δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Μπορούσα να γράψω και να πω και να μεταδώσω ό,τι πληροφορία ήθελα, όπως την ήθελα. Από ένα σημείο και μετά, απλώς, τίθονται, τίθονται κάποιες, κάποιες πρακτικές παράμετροι. Δηλαδή, η καθημερινότητα σε παρασύρει στο να το αφήσεις αυτό και να μην συνεχίσεις να του δίνεις την προβολή την οποία θα έξει να έχει. Και αυτό ακριβώ θεωρώ πω είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα προσωπικά. Δηλαδή, να μπορέσω να το κρατήσω στην επικαιρότητα μέχρι να λυθούν κάποια ζητήματα τα οποία συνεχίζουν το ακόμα. Όπω, α πούμε, να έρθουν πίσω τα πλοία. ή να δοθεί μια σαφή απάντηση από τι δυτικέ κυβερνήσει. ή να προβεί. ο βασικότερο στόχο, να προβεί την άρση του αποκλεισμού τη Γάζα του ναυτικού και όχι του χερσαίου και με ημίμετρα του Ισραήλ. Ε, καταρχάς δεν συμφωνώ ότι δεν είχε ελληνικό ενδιαφέρον. Ακριβώς το αντίθετο, ε, έτυχε σε μια στιγμή αλλαγή τη εξωτερική πολιτικής της Ελλάδας που έχει ξεκινήσει μήνες ή ίσως κάποια χρόνια να μετατραπεί στο σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει, Μετά την Κύπρο που εντάξει, δεν την υπολογίζει και κανείς, δεν έχει σημαντικότερο σύμμαχο αυτή τη στιγμή το Ισραήλ από την Αθήνα. Από εδώ από τα ελληνικά λιμάνια περνάνε τα όπλα από το Ναστακό για να πάνε να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Παλαιστινίων. Ε, από εδώ ανοίγει ο ένα χώρο για να περάσουν αεροσκάφη με οπλισμό. Η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή της για να ε, βελτιωθούν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στηρίζει το Ισραήλ σε κάθε προσπάθεια. Είχε πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον και εξέθεσε νομίζω Και σε τεράστιο βαθμό την ελληνική κυβέρνηση το γεγονός ότι τη στιγμή που Έλληνες πολίτες δέχονταν επίθεση σε διεθνή ύδατα, η Ελλάδα πραγματοποιούσε κοινέ αεροπορικές ασκήσεις. Υπήρχε λοιπόν ένα θέμα στο πώ θα μας αντιμετωπίσουν, το περιμέναμε κι εμείς. Τα mainstream media νομίζω ότι προσπάθησαν να το παρακάμψουν αυτό, δεν μπορούσαν προφανώς να διαφορίσουν Και εδώ έχει σημασία σε αυτό που λέγαμε πριν το να σε εκεί ακόμη και για οποιοδήποτε μέσο όσο και αν διαφωνείς με τη γραμμή του έχει τη σημασία του γιατί πρέπει να σε βγάλει ε, εντάξει η τάση σε όλα τα mainstream media ήταν να περιγράψετε το πως είδατε το στρατιώτη το πως σας αυτό μια περιγραφή να, να φύγει όλο το πολιτικό το οποίο δεν ήταν μόνο θέμα ανάλυσης ε, είναι πολύ σαφή πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε παραδείγματος χάρη για τη στάση της Κύπρου το οποίο ήταν Η εικόνα, το, το ότι το πρώτο ελικόπτερο που ήρθε επιθετικά εναντίον μας δεν ήταν Ισραηλινό, ήταν της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο πετούσε πέντε μέτρα πάνω από τη Σφενδόνη για να μας τρομοκρατήσει και να γυρίσουμε πίσω. Αυτό είναι το πολιτικό σκέλος που δεν ήθελα να το ακούσουν. Κάτσανε και τα ακούσανε βέβαια κάποια στιγμή, γιατί δεν γινόταν αλλιώ. Η τάση ήταν αυτή, να πούμε μια ωραία ιστορία εντυπωσιακή με, με πυροβολισμούς και που κατέβαιναν. Και αυτή είναι μια πια πάγια πρακτική βασικά των mainstream μέσων. Δηλαδή να βγάζουν τους ανταποκριτές τους reporters, του, α, reporter, reporters τους από εκεί που είναι και να βάζουν μετά ανθρώπους μέσα στο στούντιο να κάνουν την ανάλυση. Τους γνωστούς μεγαλοδημοσιογράφους οι οποίοι μιλάνε παντό απιστητού και έχουν γνώμη ακόμα και για πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και μπορεί να έχουν πολύ σοβαρότερες συνέπειε από αυτές που περιμένουν και οι ίδιοι. Είναι άλλη μια δυσκολία των ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν εναλλακτική πληροφόρηση μέσα από mainstream μέσα. Ότι μερικέ φορές τους θερείται ο λόγος που αφορά στην ανάλυση του γεγονότος. Να ρωτήσω. Να ρωτήσω. Στον αντίποδα αυτής της ερώτησης, αν μπήκατε στον πειρασμό ή στη σκέψη να κάνετε εσείς αυτολογοκρισία, προκειμένου να μην προκαλέσετε βλάβη στο παλαιστινιακό ζήτημα. Έχει και συνέχεια, άμα μου πείτε. Όχι. Η... Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, με το να περιγράψεις απλώς τι είδε δεν έκανες. Εντάξει, θα μπορούσε, θα μπορούσε κάποιος εχθρός των παλαιστινίων να πει Πολλά πράγματα για το Μαβί Μαρμαρά. Τι καλά οργανωμένη που ήταν. Να χρησιμοποιήσει ακόμη και το γεγονό ότι είχαν ένα εξαιρετικό ε, κέντρο τύπου με καινούργια λάπτοπ, με γρήγορε συνδέσει, να αρχίσει να θέτει τέτοιου είδου ερωτήματα. Τα οποία όμω τα θέσαμε και εμεί. Δηλαδή, όταν λέγαμε ότι έχει, ένα τόσο δο, ε, έχει δορυφορικό σήμα 24 ώρε το 24ωρο, το οποίο μπορεί να στοιχίζει κάποιε χιλιάδε ευρώ. Δεν το κρύβει αυτό. Μετά θα προσπαθεί να δει πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά και θα δει ότι πρόκειται για μεγάλες οργανώσεις, ότι ε, πρόκειται για μη κυβερνητικές οργανώσεις που παίρνουν και λεφτά από κράτη. Δεν τα κρύψαμε όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι που... Ε... Ε, εννοώ ότι εκεί είναι ο του ρόλου δημοσιογράφους ή ακτιβιστής και μπορεί να μπει στον πειρασμό. Γι' αυτό επιμένω. Ναι, όχι, θα ήταν πολύ επικίνδυνο ε, για ένα τέτοιο μικρό λάθος ή για να στηρίξεις, να δεις κάτι μικρό στραβό και να πας να το καλύψεις, να αναιρέσεις όλου σου την ιδιότητα ως ε, δημοσιογράφου και μετά δικαίως να σε πετάξουν έξω από το παιχνίδι και να πούνε «Δεν ακούμε τίποτα από αυτά που εσύ να μας πεις». Σε αυτό είναι καλύτερο, νομίζω, να, να είσαι απόλυτα ειλικρινής. Φάχνι. Όχι νομίζω... Φαντάζομαι όμω ότι ακούσατε κι εσεί όλε τι φήμε για το τουρκικό το καράβι και δεν μιλάω για αυτό που είπε για το κέντρο τύπου κλπ. Για το ποιοι ήταν μέσα και αν. Ε, είπαν στην Ελλάδα τουλάχιστον ποιοι ήταν μέσα. Εγώ ξέρω από φίλου Σύριου και άλλα πράγματα. Και λέω: ξέρω, εγώ Δεν τα έχω ακούσει να γραφτούν ή να υποθούν. Οπότε. Αυτό. Εδώ μάλλον εγώ πρέπει να απαντήσω, γιατί ήμουνα. Βέβαια, πήγα μία μέρα μόνο στο. Ήμουν ο Γκαντέμι που μπήκε μερικέ ώρε πριν την επίθεση στο Μαβί Μαρμαρά. Εγώ δεν είδα ούτε πράκτορε τη ΜΜΤ. Θα μου πει πώ του ξέρει του πράκτορε τη ΜΜΤ. Όταν είναι όλοι και προσεύχονται πέντε φορέ τη μέρα, είναι δύσκολο να είναι από την αφρόκρεμα του κεμαλικού κατεστημένου. Δεν ξέρω, είχαν φέρει και τι γυναίκε του, τι δίσανε με μαντήλε και τι και κεμπάπ. Δηλαδή δεν μου έδωσε μία αίσθηση. Υπόθηκαν ακόμη και ψέματα ότι τα τουρκικά πλοία σταμάτησαν στην Αμόχωστο και εκεί επιβιβάστηκαν πράκτορε τη ΜΜΤ. Δεν πέρασαν καν. Δηλαδή προς τιμήν της η οργάνωση το ΙΧΧ δεν θέλησε να παίξει καθόλου σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι περί του κατεχόμενα και όλο αυτό. Ε, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα γιατί με την προδοτική στάση της ελληνοκυπριακής πλευρά θα μπορούσαν να το έχουν χρησιμοποιήσει. Οι ισλαμιστές ούτε αυτού τους είδα και νομίζω Επειδή ήμουν αυτόπτης μάρτυρα στους πρώτους κομμάτους που κατέβηκαν, καταρχάς ένα ερώτημα που τίθεται είναι πόσο κακοεκπαιδευμένος μπορεί να είναι ένα στρατός και αν είναι απλώς θέμα κακής εκπαίδευσης ή έτσι ήθελα να γίνει. Το ότι από ένα ελικόπτερο άρχισαν να κατεβάζουν σαν σακιά από πατάτε έναν έναν στρατιώτη ανάμεσα σε πλήθος. Δηλαδή αυτό αν το γυρίσεις σε ταινία στο Hollywood, Θα, γελάσουν, θα πούνε ακόμη και ο ελληνικό στρατό όταν κάνει δοκιμέ, κατεβάζει με τέσσερα σκινιά, τέσσερι που πιάνουν το χώρο. Γιατί το Ισραήλ ξαφνικά έστελνε έναν έναν κάτω, Μήπω ήθελε να χτυπηθεί αυτό ώστε να του δοθεί μετά το δικαίωμα. Δεν έχω στοιχεία να το πω αυτό, αλλά μου φάνηκε τόσο γελία αυτή η επιχείρηση που ε, βγαίνουν κάποια τέτοια ερωτήματα. Παρόλα αυτά, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο, ο πρώτο που κατεβαίνει, τρώει το ξύλο του, όπω έπρεπε να γίνει σε νόμιμη άμυνα σε διεθνή ύδατα και πέφτει στο κάτω από το επίπεδο που ήταν, πέφτει σε ένα επίπεδο πιο κάτω και πέφτει σε μένα μπροστά στα 20 μέτρα. Όπου πέφτουν πάνω του 20 άτομα που αρχίζουν να τον κλωτσάνε, να τον χτυπάνε και εκεί πίστεψα μέσα μου ότι αυτός είναι νεκρός, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ζωντανός και μετά θα μας τορπιλήσουν το αμέσως. Το ότι βγήκε ζωντανός από αυτό, το ότι ένας δεν είχε ένα σουγιαδάκι, να του κόψει το λαιμό και δεν ήθελε να το κάνει. Αντιθέτως, τον κατέβασαν κάτω και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, το οποίο προσπάθησε να το κρύψει στο Ισραήλ. Νομίζω δείχνει ότι όχι μόνο δεν υπήρχε σχέδιο προβοκάτσιας, αλλά ήταν απλοί άνθρωποι που απλώς θέσαν άμυνας. Δεν μιλάω για προβοκάτσια, μιλάω για επιχείρηση αυτοκτονίας. Θα είχα ανανατυναχτή, φαντάζομαι. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. <laughs> Για χαράκια από μένα. Oh, πολύ δυνατά. Ε, εγώ αυτό που ήθελα να καταρχήν μένοντα μένοντας σε μια φράση του Άρη στην αρχή της τοποθέτησής του. Το γεγονός δηλαδή ότι η πραγματικότητα δεν μεταφέρεται. Η πραγματικότητα είναι έτσι όπως βιώνεται. Ε, θεωρώ ότι έχει πολύ βάση. Απλά νομίζω ότι ζούμε τον τελευταίο καιρό ένα πόλεμο ο οποίο ανεβάζει στάδια, στρατηγικά στάδια και είναι πόλεμος πληροφοριών. Οπότε... Ε, και με ένα παράδειγμα που είχε γίνει πριν του βομβαρδισμού του 2008 στη Γάζα, υπήρχε μια είδηση, μια βδομάδα πριν, αν θυμάμαι καλά, στην οποία ε, ανέβηκε σε κατευθυντικά μέσα και έλεγε ότι περιέγραφε την κατάσταση ε, κάπου στη Μεσόγειο ότι κόπηκαν τα... οι οπτικέ σύνε που τροφοδοτούν το ίντερνετ μεταξύ Αιγύπτου και Ιταλία. Τώρα αυτό το αναφέρω μόνο σαν παράδειγμα, επειδή ούτω ή άλλω δεν είχε διασταυρωθεί από τα μέσα και δεν είχαμε μάθει τι γίνει. Απλά αυτό που θέλω να ρωτήσω εσά εσάς που είστε στην Αποστολή... αλλά έχει να κάνει και με το πώς ε, θέλατε να καταλήξετε... Να, να, να, που θέλετε να φτάσετε με αυτήν την Αποστολή... είναι το εξή πράγμα. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ ε, κρατάει πληροφορίε και τις δίνει λίγο-λίγο ώστε να χρησιμοποιήσει όπως θέλει... αρνητικά ή θετικά τα συναισθήματα των ανθρώπων που βλέπουν... και θέλουν να σταθούν αλέγγυ ή όχι σε, αυτό, σε αυτήν την κατάσταση. Θεωρείτε ότι αν είχατε, αν είχατε μπει, αν είχατε φτάσει... αν είχατε φτάσει μέχρι τη στιγμή που σας κρατούσαν μέσα... και κάνατε μια πολιτική δίκη ισχυριζόμενοι ότι είσαστε διεθνή ύδατα, οπότε δεν υπάρχει η διεθνή ύδατα που ούτε ή άλλοι το Ισραήλ δεν έχει υπογραμμένα διεθνή ύδατα στον ΟΕΕ... όπως δεν έχει υπογραμμένη η συνθήκη... το άρθρο 138, αν θυμάμαι καλά, για τα πυρηνικά του. Οπότε, αν κάνατε μια πολιτική δίκη από τη μεριά σαν δημοσιογράφο. Γιατί εγώ ούτω ή άλλω δεν δεν έχω σχέση με αυτό. Απλά ρωτάω εσά, επειδή είστε και στην αποστολή, θεωρείτε ότι αν φτάνατε σε επίπεδο να κάνετε μια πολιτική δίκη, δεν θα βγαίνει προ τα έξω, σε παγκόσμιο ίσω επίπεδο, η κατάσταση τη ομοιρία και το πώ τελικά διοχετεύτηκαν πληροφορίε από το Ισραήλ, το Ισραηλινό στρατό. Ευχαριστώ. Αυτό το λέει σε σχέση με του νεκρού. Ε... Όχι, αυτό το λέω σε σχέση με όλο το γεγονό ότι αν θεωρώ ότι αν είχε γίνει μια πολιτική δίκη με την έννοια του να, να βγουν όλα προς τα έξω, ε, σαν ε, ε, κατηγορούμενοι εσείς, από το, στο Ισραηλινό δικαστήριο, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν υποθεί πράγματα και να είχαν βγει πρακτικά δικαστηρίου, με το δικό μου σκεπτικό, έτσι, σαν απλώς άνθρωπος, που να είχε φτάσει στο θέμα πολύ πιο βαθιά ίσως. Αυτό. Ναι, ε, καταρχάς να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες, όχι μόνο από του δημοσιογράφους, αλλά να, να, να πάει στα δικαστήρια. Η όλη υπόθεση και θα συνεχιστεί και νομίζω ότι όσο και αν καταλαβαίνουμε, όλοι, εγώ προέρχομαι από ένα χώρο πολιτικών επιστημών και το πρώτο που έμαθα είναι ότι το διεθνέ δίκαιο υπάρχει, δεν υπάρχει, το επικαλύψε δεν το επικαλύψει, δεν έχει κανένα νόημα. Παρόλα αυτά, ακόμη και σε επικοινωνιακό επίπεδο, νομίζω ότι μπορούν να κερδιθούν πολλά και θα κερδιθούν. Ένα ο βασικό λόγο για τον οποίο δεν υπογράψαμε είναι ακριβώ για να μην υπάρξει νομιμοποίηση και να να κλιμακωθεί ακόμη και σε αυτό το νομικό επίπεδο, το οποίο μπορεί να είναι δευτερεύον, αλλά είναι ένα, ένα μέσο δράση. Από εκεί και πέρα, όταν ήμασταν στο ίδιο το Ισραήλ, δεν είχαμε το περιθώριο της πρωτοβουλίας κινήσεων. Και δεν υπήρχε ούτε καν ως προοπτική από ένα σημείο και μετά το να μείνουμε εκεί μέσα στη φυλακή ή να προχωρήσουμε σε δίκη. Τις τελευταίες τρει ημέρες, ουσιαστικά, διήρκες η όλη ιστορία, Από την πρώτη μέρα, μάλλον, ήταν εμφανής ο πανικός των Ισραηλινών. Και όταν πλέον φτάσαμε στο αεροδρόμιο, προσπαθούσαν με ό,τι τρόπο είχαν, ακόμα και με τη βία σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας βάλουν μέσα στα αεροπλάνα και να μας ξαποστήλουν να φύγουμε από τα πόδια τους. Εμείς, είχαμε κάνει, εμείς η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει συνεννόηση με την κυβέρνηση του Ισραήλ, με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, Να μαζευτούμε όλοι μαζί και να μπούμε στο αεροσκάφο που ήρθε να μα παραλάβει, έπαιξε χοντρό τη στο αεροδρόμιο για να μην μα βάλουν άρον στο πρώτο αεροπλάνο να φύγουμε για την Κωνσταντινούπολη. Όπω έγινε με ανθρώπου από πολλέ άλλε εθνικότητε οι οποίε συμμετείχαν στην αποστολή. Δεν έπαιζε δηλαδή το ενδεχόμενο. Σε εμά υπήρχαν τρει κοπέλε της γυναικέ φυλακέ οι οποίε δεν ήθελαν για δικού του λόγου να φύγουν από τη φυλακή. Για προσωπικού καθαρά λόγου. Με Άσκηση βίας τη ανάγκασαν να μπουν στους κλούβες και να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο. Το, η δίκη και η νομική πτυχή του ζητήματος θα καλυφθεί πλέον από τον καθένα στη χώρα του και υπάρχουν κάποιες προσπάθειες συντονισμού όλων των ακτιβιστών από όλα τα κράτη για κοινή, ας πούμε, νομική πορεία. Τα όσα ακούστηκαν ε, στην Κύπρο, τουλάχιστον για περί και τα λοιπά, και πρακτόρων μέσα στο καράβι, αυτά ακούστηκαν από συγκεκριμένη βουλευτή τη Κύπρου, η οποία και αποχώρησε από ό,τι ξέρω. Ξέρω από το προηγούμενο ταξίδι με τον εμβολισμό ότι οι βουλευτέ τουλάχιστον υπήρξε ένα φόβο και ένα πανικό και θέλαν να γυρίσουν πίσω. Δεν κρίνω τώρα το φόβο, γιατί ο καθή φόβο ε, δεν μπορεί να απαντήσει. Στο ταξίδι το δικό σα, όσο εσεί βιώσατε, υπήρξαν βουλευτέ από την Κύπρο και μετά οι οποίοι. Είτε φοβήθηκαν τον εμβολισμό, είτε το χτύπημα, είτε δεν θέλανε να συνεχίσουν, είτε ζήτησαν να μείνουν πίσω. Για κάποιου λόγου. Στο δικό μου το πλοίο δεν υπήρχαν βουλευτέ. Γενικά το ρωτάω, όχι για να κρίνω εγώ του ανθρώπου. Νομίζω ότι στο Challenger ήταν οι μόνοι βουλευτέ που υπήρχαν, οι οποίοι συνέχισαν κανονικά την αποστολή. Υπήρχε προσπάθεια τη Κυπριακή Κυβέρνηση, είναι γνωστό αυτό το περιστατικό, να εμποδίσει του Έλληνε και ξένου βουλευτέ και ευρωβουλευτέ να επιβαστούν στα καράβια. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια φράση την οποία είπε ένα μέλο τη αποστολή σχετικά με τους πράκτορες και όλα αυτά, την οποία θα σας μεταφέρω και νομίζω ότι συμφωνώ πάνω κάτω, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ω κράτη αυτά, η αποστολή πρακτόρων, σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση η χώρα ή οτιδήποτε γίνεται, είναι μια κρατική ενέργεια που εμά. Τώρα παίρνω το ρόλο του ακτιβιστή, όχι του, του δημοσιογράφου. Δεν πρέπει να μας επηρεάζει. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Μπορούμε να το σκεφτόμαστε, να το γνωρίζουμε ότι θα συμβεί και να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορεί να εμποδίσει τι δικές μα κινήσει. Καταλαβαίνει μετά στη δεύτερο επίπεδο. Συνειδητοποιεί τι πολιτι... πολιτικέ παραμέτρου ή τι προσπάθειε πολιτική εκμετάλλευση ή αυτό που κάνει. Όλα αυτά τα όμω μετά. Τώρα έχει ένα πολύ ξεκινάς να σπάσεις τον αποκλεισμό της γάζας. Μπορεί να υπήρχαν πράκτορες στα πλοία. Δεν, όμως, δεν είσαι σε θέση ούτε να το διαπιστώσεις, ούτε να το εμποδίσεις. Μπορείς απλώς να το ξέρεις και μετά να το επεξεργαστείς και να βγάλεις σου πολιτικά συμπεράσματα. Γιατί είναι το κεβελικό, γιατί και ε, δεν Προσωπικά δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω. Ε, νομίζω... Καταρχά, οι βουλευτέ, οι Έλληνε ήταν ο Κουράκη, ο, ο οποίο προσπαθούσε να το σκάσει από την αστυνομία κυριολεκτικά, να μπει σε ένα φουσκωτό και να ανέβει ο άνθρωπο, δηλαδή τον κυνηγούσαν, πήγαινε σε μια παραλία. Ε, το τι πράκτορε υπήρχαν γύρω του στην Κύπρο, από ό,τι μάθαμε μετά, γιατί είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί και τα τηλέφωνα, γιατί ήξερε βέβαια ότι τον παρακολουθούν και έκανε συνεννοήσει με ένα βαρκάρι, του λέγε στι 7 να σε εκεί να ανέβω, να πάμε πάλι πήγαινε εκεί, ήταν όλη η αστυνομία τον περίμενε, δηλαδή. Όλο το νησί ήταν ένα πρακτοριλίκι πολύ άγριο που έπαιξε εκείνες μέρες, μας έκοψαν τα, τα κινητά, γινόντουσαν κάτι περίεργα redirect στις κλήσεις και δεν μπορούσαν να μας βρουν από Αθήνα, όλο αυτό. Ο δεύτερος, ο, ο Βουδούρης από το Πασόκ, αποχώρησε, αλλά ε, τώρα δεν μπορώ εγώ να μιλήσω εκ μέρους του, δεν ξέρω και όλε τι λεπτομέρειες, δέχθηκε, νομίζω πάλι η Κύπρος φταίει για το ότι αποχώρησε και όχι ο ίδιος γιατί έπαιζε εκείνη τη στιγμή όλη η θυμολογία ότι τα πλοία πάνε στην αμόχωστο και είναι αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον ανάγκασα να κάνει πίσω δεν ήταν ότι ούτε φοβήθηκε, ήταν μέχρι τη τελευταία στιγμή νομίζω όπως ξέρω στήριζε αυτή την προσπάθεια Οι υπόλοιποι βουλευτέ, οι ευρωβουλευτές και αυτά δεν, δεν του άφηναν να περάσουν. Κατάφερε νομίζω να περάσει μόνο μια ομάδα πέντε μελών, κυρίως από το Τιλίνκε, το, το γερμανικό που ήρθε σε εμά, το Μαβί Μαρμαρά. Δεν έκανε κανεί πίσω. Οι Τούρκοι έκαναν πίσω. Οι Τούρκοι βουλευτέ έκαναν πίσω και αποχώρησαν όλοι συντεταγμένα πριν ξεκινήσουν από την Αντάλια. Με πιανού εντολή δεν ξέρουμε. Ενδεχομένω να ήταν και κεντρική του Ερντογάνου, ο οποίο. Που γνώριζε ότι αν πιάσουν του βουλευτέ του, μετά έπρεπε να στείλει το στόλο για να το βυθίσει. Δηλαδή θα τον ανάγκαζε και σε μια διαφορετική κλιμάκωση. Και μια και μιλάμε για βουλευτέ, νομίζω ότι τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια ή τέλο πάντων αναγνώριση αξίζει στην Ισραηλινή του τη βουλευτή της ΚΝΕΣΕΤ, τη ΟΑΜΠΗ, η οποία πέρασε κάτι φρικτέ ιστορίε, τι οποίε μπορεί να σα διηγηθεί ο Άρη πάνω στο πλοίο. Και εξαιτία τη δική περίπτωση, νομίζω. Πρόκειται να περάσει το Ισραήλ ένας νόμος που να λέει ότι αν ένα της, τάξη, 80, ένα, ένας αριθμός γύρω στους 80 βουλευτέ μέσα στην Κνεσέτ θέλει να διώξει έναν άλλον βουλευτή, τότε μπορεί να το κάνει. Προσπαθούν να περάσουν ένα νόμο για να αποτρέψουν άλλες περιπτώσεις τη δική της από το να εμφανιστούν. Ναι, απλώς η Ζωάμπη μας έδειξε και λίγο ότι τι σημαίνει ηρωισμός ακόμα και σε ένα χώρο που μπορεί να τον σνομπάρουμε, να είσαι βουλευτής ας πούμε, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι αν θες αυξάνουμε και την αξία μας την πιάτσα με το να πεις ότι πας εκεί ό,τι και να συμβεί, θα είσαι, μετά θα σου μιλάνε και τέτοια. Αυτή η γυναίκα ήξερε ό,τι, πως, ότι και να συμβεί πάλι, ακόμα και αν πήγαιναν, έφτανε στη Γάζα, θα ήταν ο μόνος άνθρωπος που θα τον... Θα είχε προβλήματα μετά στο Ισραήλ να γυρίσει, γιατί θα την συλλαμβάνανε. Τη πήρα μια συνέντευξη το προηγούμενο βράδυ, μερικέ ώρε μάλλον πριν την επίθεση. Και μου έλεγε ότι ελπίζω να πάμε στη Γάζα, αλλά εμένα σε μερικέ ώρε έχει αποφασιστεί να αρθεί η ασυλία μου, προκειμένου να μπορέσουν να τη συλλάβουν. Και μετά ήταν πραγματικά ο ήρωα του καραβιού, σε μια στιγμή που είχαμε μέσα τραυματίες που πέθαναν από λεπτό σε λεπτό και κλιπαρούσαν οι γιατροί. Για βοήθεια. Όποιο προσπαθούσε να σηκωθεί έστω και λίγο έτσι, από τη θέση του, όπλιζαν όλοι οι Ισραηλοί και βλέπαμε τα, τα λέιζερ στα μάτια μα. Όσοι φωνάζαμε ή κάναμε οτιδήποτε, και η Ζωάμπη πήρε ένα χαρτί, ε, μεγάλο ένα χαρτόνι, έγραψε κάτι στα εβραϊκά που ήταν: Έχουμε τραυματίε, βοηθήστε μα. Περπάτησε μια απόσταση 50 μέτρων, έχοντα απέναντί τη σχεδόν 20-30 στρατιώτε, να τη σημαδεύουν όλοι πάνω της. ήταν. Κατακόκκινη και φοβόμασταν ότι θα διάσουν τα όπλα πάνω της πήγε το κόλλησε στις σκάνες των όπλων και ξαναγύρισε πίσω. Δεν ήρθαν να πάρουν του τραυματίες, αλλά από την πλευρά της. Ε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση. Καταρχήν, ξεκινώντας από το ζήτημα των βουλευτών έτσι όπως τέθηκε, μπορεί ο Κουράκη ο Τάσος ε, να προσπαθούσε προφανώς να ανέβει σε λεμβούς και τα λοιπά ωστόσο γενικά οι άνθρωποι της ελληνικής αποστολής που έμειναν στην, ε, στην Κύπρο πέρα από την πίεση προφανώς και της ε, κυπριακής και της ελληνικής κυβέρνησης ζύγησαν όπως έχουν πει και οι ειδικέ συνεντεύσεις και τα λοιπά, την ε, νομοποίησή τους εάν και εφόσον πηγαίναν πούμε, στο λιμάνι της Αμοχώστου που είναι το τουρκοκυπριακό Για μένα μέτρησε αυτό το πράγμα στα κομμάτια που έμειναν εκεί. Δεν θέλω να μπω σε άλλε δετομέρειε ούτε κτλ. Αλλά προφανώ υπήρχε και ένα ζήτημα εκείνη τη στιγμή πολιτικό. Το αν πάνε κάποιοι Έλληνε βουλευτέ ή μέλη ή ευρωβουλευτέ, α πούμε τη Κύπρου, προφανώ έτσι, στην, στην Αμόχωστο, θα νομοποιούσε το τουρκικοκυπριακό λιμάνι. Οπότε για μένα η επιλογή του νομίζω ήταν και πολιτική σε ένα βαθμό μαζί με όλα τα άλλα που αναφέρθηκαν. Εγώ νομίζω τα ζητήματα που συζητάμε πάντως έχουν απασχολήσει, όπως έχω καταλάβει, και την αποστολή πούμε, του Φρυγκάζα, διότι και αυτή η αποστολή πούμε, με τα έξι καράβια αποτελούταν από ανθρώπους ακτιβιστές, ε, ανθρώπους ας πούμε, που ανήκουν στην εξοικονοβουλευτική αριστερά, μέχρι και ανθρώπους ας πούμε, και συντρόφισης του αναρχικού χώρου. Ένα πολύ έντονο στοιχείο, το οποίο βγήκε και στην πρώτη συνέντευξη ακόμα, ας πούμε, Όταν πάτησαν το πόδι του στην Ελλάδα τα υπόλοιπα μέλη, ήταν η χρήση ή όχι θεσμική ασπίδα. Δηλαδή, υπήρχε ένα κομμάτι στο Free Gaza που έλεγε ότι εμεί πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κινηματικό, θα πάμε χωρί βουλευτέ, χωρί δημοσιογράφου, χωρί να χρειάζεται να το αναλύσω πολύ, έχουν υποθεί κτλ. Και, και υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι που έλεγε ότι θα πάμε σαν πρόσβατα επισφαγή. Αν δεν υπάρχει μια θεσμική ασπίδα που είναι βουλευτέ και δημοσιογράφοι, εκ του ρόλου του, εκ του θεσμού του κτλ. Ε, θα πάμε σαν πρόβατα επισφαγή. Δεν θα πάρει μεγάλη δημοσιότητα κτλ. κτλ. Μπαίναν ζητήματα τελείω λειτουργιστικά. Το πώ μπορεί να λειτουργήσει μια θεσμική ασπίδα όταν απέναντί σου έχει το Ισραηλινό κράτο. Και όταν έχει Ισραηλινό κράτο, δεν υπάρχει ούτε νομιμότητα, ούτε διεθνή. προφανώ για όλα τα κράτη, δεν το συζητάμε. ακόμη περισσότερο για το Ισραηλινό, δεν υπάρχει διεθνή νομιμότητα, δεν υπάρχει τίποτα. Κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά και τα μέλη τη αποστολή και τα μη μέλη. Και οι κυβερνήσει πρώτε απ' με την ανοχή των οποίων έτσι το Ισραήλ δρά, ακόμα και τη ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, εμένα τίθεται το ζήτημα, προφανώ οι άνθρωποι που πήγαν, οι συνάδελφοι, ο Άρης και η Κατερίνα, που πήγαν στην αποστολή, έχουν κάνει ήδη μια επιλογή. Έκαναν την επιλογή να πάνε. Δεν θα πήγαινε ποτέ κάποιο μεγάλο δημοσιογράφο, κατά τη γνώμη μου. Ή αν πήγαινε, θα είχε εντελώ ιδιοτελεί Γενικά υπήρξε μια επιλογή που έλεγε ότι εγώ επειδή έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, γνωρίζω ας πούμε, τον ιδεολογικό θεσμό την ιδεολογική λειτουργία. Ωστόσο, προφανώ είπαν και τα παιδιά μόνοι του, χωρί να χρειάζεται να το πω εγώ, ρε παιδί μου, είμαστε και αλληλέγγυοι στον Παλαιστινιακό λαό και στην Παλαιστινιακή αντίσταση. Όχι απλά γενικά στον Παλαιστινιακό λαό, ανθρωπιστικά. Είναι ένα ζήτημα πούμε, που φτάνουν τα όρια. Του ακτιβισμού, που φτάνουν τα όρια τη πολιτική, που φτάνουν τα όρια τη δημοσιογραφία ω επάγγελμα και τα σχετικά, αυτά είναι αντιφάσει που προφανώ τα διαχειριζόμαστε και προσπαθούμε να τα βάζουμε κάτω και συλλογικά και ατομικά, όπω είπε και η Γεωργία, για να δούμε τα όρια του, βλέπουμε τι αντιφάσει μα. Όπω φαντάζομαι και οι εκπαιδευτικοί, α πούμε, που αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία που ξεκινάει από την ιστορία μέχρι, μέχρι, μέχρι, βλέπουν τι αντιφάσει του και αναπτύσσουν κάποιε αντιστάσει. Ε, για μένα το πολύ ειδικό ζήτημα είναι ότι είτε εκπαιδευτικοί, είτε δημοσιογράφοι, διαχειρίζονται ένα ιδεολογικό κεφάλαιο και όχι ένα υλικό. Εκεί είναι ακόμα δυσκολότερη η κατάσταση. Δεν, το πώς έχεις μια ε, επιρροή στο προϊόν της εργασίας σου είναι αμφιλεγόμενο. Από τον εργάτη μέχρι τον πληροφοριακό εργάτη, όπως θεωρούμε τους εαυτού μας, είναι, είναι ένα ζήτημα ε, δύσκολο. Καθόλου εύκολο. Και πώ διαχωρίζει τη στιγμή που είσαι σε ένα γεγονό, αν καταγράφει ή αν συμμετέχει, πάλι είναι ένα δύσκολο γεγονό. Οι περισσότεροι πάντως σε ημών που μιλάμε, προφανώ έχουμε υπάρξει ω συμμέτοχοι και δευτερευόντω ω καταγραφεί. Ακόμα και αυτό που είπε η Κατερίνα, ας πούμε, ότι τη στιγμή εκείνη, πια δημοσιογράφος, πιο ελικό, και τέλειωσα εγώ ούρλιαζα ας πούμε, και απαντούσα, δείχνει αυτό το πράγμα. Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι οι ιδεολογίε προφανώ δεν επικαθορίζουν πάντα το υποκείμενο και τι πράξει του. Αυτή είναι η γνώμη μου ε, σε ένα αρχικό επίπεδο. Οπότε, με αυτή τη λογική, προσπαθώ να προσεγγίσω πούμε, το ζήτημα και τη δημοσιογραφία, όπω και προφανώ και άλλα ζητήματα, είτε των εκπαιδευτικών, είτε και κάποιο άλλο επαγγέλματο. Γενικά, υπάρχει ο θεσμό, υπάρχει και το υποκείμενο, υπάρχει μια διαλεκτική σχέση. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό που μπορεί να κάνει το λιγότερο είναι οι αντιστάσει μέσα ε, σε αυτή τη σχέση. Για κάποιον ίσω δεν θεωρείται αντίσταση σε αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιο να σου καταλογήσει έναν ιδιωτελή σκοπό ότι ακόμα και αυτό παράγει ε, εμπόρευμα. Ακόμα και το TV Excess που εργάζεται, ας πούμε, η Κατερίνα, στον Κούλογλου και μισοσυνέλευση, ας πούμε, έχουμε καταλογίσει πάρα πολλές φορές ότι την εναλλακτική πληροφόρηση την έχει αναγκάγει σε εμπόρευμα και σε όχημα για τη δική του προσωπική ανέληξη. Το ότι έχει πάρει στα χέρια του ε, ως εκπρόσωπος, ας πούμε, της Το έχουμε καταδείξει πολλέ φορέ, α πούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εργαζόμενη Κατερίνα δεν μπορεί να κάνει κριτική είτε στο αφεντικό τη, είτε στον ίδιο του τον εαυτό, είτε στη δουλειά τη, είτε και γενικότερα. Για μας, ρε παιδί μου, αυτό είναι το πρόταγμα, καταρχήν. Και δεν υπάρχουν ούτε θέσφατε αλήθειε, ούτε ιδεολογίε που τηρούνται στο ακέραιο. Υπάρχουν πάντα όρια. Εδώ δεν θα καλούσαμε ανθρώπου γενικά και αόριστα δημοσιογράφου που ήταν στην αποστολή. Καλέσαμε ανθρώπου που κάναν την επιλογή. Που έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο, βγαίνει προ τα έξω. Προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί και συλλογικά το, διαχει... το διαπραγματευόμαστε και προσπαθούμε στην καθημερινότητά μας να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Α, επίσης να τονίσω λίγο ότι τη στιγμή που συζητάμε για αντιφάσει ρόλων και τα σχετικά ε, και ειδικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα, Έρχονται πάντα στο μυαλό μου όταν πριν ένα χρόνο είχαν έρθει εδώ σύντροφοι από, το, από του Αναρχικού ενάντια στο Ισραηλινό τείχο και είχε γίνει μια εκδήλωση στην κατάληψη τη Καραμαγκά. Είχαν πει, ας πούμε, με πολύ ε, άμεσο τρόπο, λέγαν ότι παιδιά, εμεί δυστυχώ, α πούμε, ήμασταν αναρχικοί αλλά υποστηρίζουμε την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτου. Δηλαδή η αυθόρμητη ερώτηση, μα καλά, Αναρχική και. Πώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, προμηνοτείται το κράτο, μια λειτουργία, ας πούμε, μια ένα πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό ας πούμε, κτλ, κτλ. Και λέει, έχουμε ζήσει μια καθημερινότητα που βλέπουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Πρώτα θα γίνει το Παλαιστινιακό κράτο και μετά θα του πω και εκείνη του Παλαιστίνιου ότι σε καταπιέζει αυτό το κράτο. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, εκφράζονταν πολύ αυθόρμητα αυτό το πράγμα. Φαίνεται μια αντίφαση. Μπορεί για εμά ή για άλλου ανθρώπου να παρουσιάζονται μια μεγάλη αντίφαση. Όμω, δεχόμενοι τέτοια... ένα πόλεμο, καθημερινό πόλεμο, μπαίνοντα στα λεφορία μέχρι κινούμενοι στον δρόμο, είχαν κάνει μια τέτοια επιλογή. Απλά, εγώ δεν, δεν παίρνω θέση πούμε, υπέρ ή κατά αυτή τη επιλογή, ωστόσο τη βλέπω και προσπαθώ να την ερμηνεύσω. Πώ αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να ερμηνεύσω τι αντιφάσει, και όταν είμαστε ας πούμε, σε μια δουλειά, και όταν δεν είμαστε από την καθημερινότητά μα μέχρι την προσωπική ζωή, και προφανώ σε ένα πλαίσιο όλοι κάνουν επιλογέ. Υπάρχει και η ατομική επιλογή. Δεν είναι ποτέ μόνο ο θεσμός που επικαθορίζει. Προφανώς έχει πολύ μεγάλη... το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία, το θεσμικό. Ωστόσο, υπάρχουν και οι ατομικές επιλογές. Και αυτές, ας πούμε, η συνέλευση μας προσπαθεί να καλλιεργήσει και σε αυτόν εδώ τον κολοχώρο, ας πούμε, που λέγεται ΜΜΕ, χωρίς να προσδοκά και πάρα πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον αγωνίζεται. Θέλω να πω κάτι πάνω στο πρώτο κομμάτι περί συμμαχιών, ε, το οποίο ήταν ένα θέμα που άνοιξε για την αριστερά. Είπες, εσύ είπες δεν θυμάμαι, για το ότι όσοι ε, προέρχονταν από το χώρο τη αριστερά, εξωκοινοβουλευτική και αναρχία, σε αυτή τη την προσπάθεια βοήθησαν από δεξιοί δήμαρχοι που έδιναν κεραμίδια μέχρι κόσμο που δεν μπορεί να το φανταστεί. Και αυτό έθεσε από την πρώτη στιγμή ένα θέμα μέχρι που φτάνουν αυτέ οι συμμαχίε, δηλαδή μέχρι. Μέχρι που το πας. Ποιο θες μέσα βουλευτές του Πασόκ όταν θα κατεβαίνεις ή λες ότι είμαστε μια ομάδα. Νομίζω ότι πολύ σωστά, πάλι δεν μου πέφτει λόγος, δηλαδή αυτά ήταν θέματα που αποφασίστηκαν από, το, από ένα πιο κλειστό πυρήνα ε, το, ε, το, ε, το οργανωτικό, έκαναν αρκετά ευρείες συμμαχίε γιατί είχαν στο μυαλό του ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Πηγαίνουμε στη Γάζα μεταφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια και θέλουμε να δημιουργηθεί μια γραμμή ελεύθερου εμπορίου. Και αυτό άφησε πίσω του όλα τα άλλα. Ε, αν μέσα υπήρχαν άνθρωποι που βάψαν το πλοίο και ήταν δεξιοί και δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά επειδή και αυτή στην πηξίδα τους είχαν το, τη Γάζα, ήταν ευπρόσδεκτοι και νομίζω αυτό μπορεί να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο όταν έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα Μετά θα σφαχτείς, μετά θα πιαστείς τα χέρια σε ένα δεύτερο επίπεδο. Αλλά τι κάνει εκείνη τη στιγμή που θες να πας στη Γάζα. Και σου δίνει ο άλλος καροτσάκια, αναπυρικά και δεν είναι από σένα. Είναι... Έχει πλακωθεί μαζί του στα αμφιθέατρα ή οπουδήποτε. Νομίζω ότι πολύ σωστά λειτουργήσε αυτό. Επίσης μας έδειξε μορφές ακτιβισμού που ένας χώρος το, το σνόμπαρε πολύ άγρια. Ε, το... Το... Το... Το... Ο Πολα Ρουντί για τον οποίο μιλήσαμε μας έλεγε κάτι πράγματα στην αρχή ότι εμένα για να μην με απελάσουν στο αεροδρόμιο τους έλεγα ότι θα βγάλω τα ρούχα μου και ε, θα πετάξω τι πορτοκαλάδες τη αεροσυνοδού, ξέρω εγώ και μην με βάλω στο αεροπλάνο και λέγαμε τώρα τι Αμερικανιές είναι αυτά και εμείς υποτίθεται με την επαναστατική παράδοση. Αυτός όμως ήταν ο άνθρωπος που 48 ώρες τον χτυπάγανε και αυτός ήταν ο άνθρωπος που εξευτέλησε όλο τον Ισραηλινό μηχανισμό γιατί έδειξε και Πόσο άχρηστο είναι και πόσο κτηνώδη το οποίο είναι οι δύο του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, εμεί ζήσαμε αυτό το, το τσίρκο που λέγεται Ισραήλ και δεν είναι καθόλου καλοκουρδισμένη η μηχανή. Ε, και ζήσαμε και το κτηνώδε πρόσωπό του, όχι τόσο εμεί όσο οι, οι σύντροφοι που χτυπήθηκαν. Αλλά αυτά κατάφερε να τα δείξει ένα άνθρωπο με μεθόδου που εμεί τι νομπάραμε. Και νομίζω και εκεί πρέπει λίγο να, να ξαναδούμε κάποια πράγματα. Εμεί, εγώ. Έτσι. Ως εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ε, θα ήθελα να μάθω πώς είναι δυνατόν για το συγκεκριμένο ζήτημα να έχετε ξεπεράσει τα όρια της λογοκρισίας τα οποία επιβάλλονται πώς είναι δυνατόν να λειτουργείτε αποβάλλοντας την αυτολογοκρισία που υιοθετούν οι δημοσιογράφοι και στην προκειμένη περίπτωση κατά πόσο αισθάνεστε σε σχέση με την δημοσιότητα που τύχατε εκ των πραγμάτων ότι τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Σας ξεζούμησαν όπως κάνουν συνήθως τα κοράκια οι δημοσιογράφοι, αφήνοντάς σας να μιλήσετε συνολικά. Και να πάρω και το θάρρος, να το ρωτήσω αυτό και λίγο πιο προσωπικά, αν μπορέσετε μέσα στην ίδια τη δουλειά σας να βγάλετε αυτό που πραγματικά θέλατε. Εγώ νομίζω ότι εν τέλει το έβγαλα αυτό που ήθελα, αλλά αυτό δεν είναι τόσο δυναμικό και ηρωικό όσο μπορεί να ακούγεται, δηλαδή είμαστε και λίγο περίεργες περιπτώσεις δημοσιογράφων στο πώς μας αντιμετωπίζουν τα ίδια τα μέσα. Και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, το, το είτε θα σε αντιμετωπίσει ως άλοφη μια ευρύτερη πολιτικής ή θα κάνει άλλα πράγματα που σου αφήνει μια ελευθερία που δεν θα την ε, περίμενες. Δηλαδή δεν έχει κάποια μαγιά ε, τουλάχιστον μιλώντας για μένα στην περίπτωσή μου που έχω ένα, αν θέλετε, συγκεκριμένο προφίλ, το λέω και δεν, με, δεν έχω λογοκρισία σε αυτό που λέω. Ε, ενώ σε αντίθεση μπορεί μια κοπέλα που κάνει σύνταξη σε ένα μεγάλο μαγαζί, εκεί να δείτε ηρωισμό που θέλει, για να αλλάξει ένα και ε, και να, να φέρει την είδηση λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα όπω την αντιλαμβάνεσαι εσύ. Νομίζω δηλαδή δεν είμαστε οι κατάλληλοι να απαντήσουμε στην ερώτησή σου ω λίγο. Ε, ότι μπορεί και να πουλάει το, το να πει το διαφορετικό και να σε αφήσουν να πει το διαφορετικό. Δεν έχει στοιχεία πάντω δυναμισμού φοβάμαι. Και Εντάξει, γενικά είναι η... αυτά τα μεγάλα μαγαζιά λειτουργούν σε τόσο σε τόσα πολλαπλά διαφορετικά επίπεδα που δεν μπορείς και μόνο με άσπρο-μαύρο να πεις η λογοκρισία, ο κακός αρχισυντάκτης Εμένα, αρχιστάκτε μου, οι οποίοι, με του οποίου διαφωνούμε στο... στο τι χρώμα έχει αυτό το τραπέζι, ας πούμε. δεν μπορούμε να κάτσουμε να βρούμε ένα τέτοιο, με στήριξαν πάρα πολύ σε προσωπικό επίπεδο, παραδείγματο χάρη. Πάλι επανέρχομαι στα παράθυρα, το πώ στα παραθυράκια τη ενημέρωση υπάρχουν ανθρώπινε σχέσει, υπάρχουνε... είναι όλα αυτά πάνω σε ένα στιμένο μηχανισμό εμπορευματοποίηση τη είδηση που αυτό κατευθύνει ε, όλα τα πράγματα. Αλλά Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις, νομίζω μας. Έθεσες και ένα άλλο θέμα για το πόσο μας ξεζούμησαν. Και υπήρχαν όντω προσπάθειες, εκμετάλλευσες, ας πούμε, από πιο κίτρινα μέσα, μιας πιο κίτρινης προσέγγισης της προσωπικής μας ιστορίας. Δηλαδή, από πειρές να μιλήσουμε με τις οικογένειές μας, να βγάλουμε το ψυχολογικό μας προφίλ και διάφορα τέτοια. Όταν δεν ήμασταν εδώ, προφανώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να το αποτρέψουμε αυτό. Όταν είσαι εδώ, ακόμα κι αν σου δίνεται από ένα άσχετο μέσο η δυνατότητα να μιλήσεις έστω και δύο λεπτά ελεύθερα, νομίζω ότι πρέπει να την παίρνεις μόνο και μόνο για να προβάλλει το σκοπό σου. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν αυτοί να βγάλουν κάτι διαφορετικό από σένα, να βγάλουν, α πούμε, το δικό σου προφίλ, αλλά αυτό που πρέπει να πει, οφείλει. Είναι ξέρεις, το πολιτικό κομμάτι τη υπόθεση, το τι πραγματικά συνέβη, να βγάλει την αλήθεια. Ε, η δολοφονία των εννέα ακτιβιστών στα, στο πλοίο, στα πλοία. Ε, πρέπει να. δεν θεωρώ ότι έχει γίνει κα, κατανοητό ότι ήταν μια κρατική δολοφονία. Δηλαδή ήταν μια δολοφονία από, το, από ένα κράτος Γενικότερα, ανεξάρτητα από τον να αυτό είναι του Ισραήλ ή οτιδήποτε, έχουν γίνει παρόμοιες πετλοφονίες σε σχεδόν όλα τα κράτια, παντού. Ε, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν θεωρώ ότι έχει, γίνει, ε, έχει περάσει μέσα στην πληροφόρηση ε, του κόσμου, γενικότερα, για αυτό το συγκεκριμένο, ας πούμε, περιστατικό. Ε, και δεν θεωρώ ότι τελικά... Ε, σε αυτό το επίπεδο, πριν που είχα κάνει την τοποθέτηση, σε αυτό το επίπεδο εξισώνω ε, τα δύο, ας πούμε, κράτη. Ότι και το ένα και το άλλο κράτο και γενικότερα όλα τα κράτη, προ προβαίνουν σε τέτοιες δολοφονίες, ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι κάποιοι ε, ακτιβιστές ή οτιδήποτε, οι οποίοι έρχονται για να βοηθήσουν ε, για τους δικούς σκοπούς ο καθένα, γιατί προφανώς η ομάδα δεν ήταν μια συγκεκριμένη ομάδα, δεν ήταν δηλαδή με συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο, ας πούμε. Ο καθένα πήγαινε εκεί πέρα για διάφορου λόγου, α πούμε. Ήταν από τον αρχικό χώρο μέχρι αυτό που είπε, δεξιού, οτιδήποτε. Το γεγονό αυτό όμω δεν, δεν πέρασε μέσα στο, στον τύπο ούτε στην, ε, στην πληροφόρηση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα, κατά τη γνώμη μου, στο πώ διαχειρίστη, διαχειρίστηκαν τα μέσα και οι δημοσιογράφοι την πληροφορία αυτή. Δηλαδή δεν τονίστηκε ιδιαίτερα αυτό. Να χωρίς να διαφωνώ μαζί σου ε, το Μαβί Μαρμαρά α, λέω απλώς μία πληροφορία που μπορεί να έχει σχέση μπορεί να μην έχει σχέση το Μαβί Μαρμαρά ήταν μία περίπτωση όπου ούτε οι ίδιοι δεν θα το έβλεπαν ως κρατική δολοφονία με τον τρόπο που εσύ το λες άλλο να πεις Κράτος δολοφόνος Ισραήλ μας την έπεσε, αλλά με τον τρόπο που έχω την αίσθηση ότι το λες δεν το είχαν μέσα. Καταρχάς, το Μαβί Μαρμαρά δεν είχε ακτιβιστές όπως τους ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα τους πέτυχα και σε προσευχή και ήταν ένα πλοίο με, με Ισλαμιστές από τα βάθη της Ανατολίας, ούτε καν Κωνσταντινούπολη ε, που είναι το ευρωπαϊκό προφίλ της Τουρκίας. Άνθρωποι απλοί. Δεν, εννοώ, δεν το εννοώ ε, ότι ήταν φανατικοί Ισλαμιστές που πηγαίνανε κάτω να χτυπηθούν. Θέλω να πω ότι ήταν απλοί, θρησκευόμενοι άνθρωποι. Ε, αυτό. Δεν είχε, δεν είχε τους ακτιβιστές. Ε, να μην έχουμε λίγο στη, στο μυαλό μας. Άλλος κόσμος ήταν στη Σφενδόνη και στην Ελεύθερη Μεσόγειο. Οι Τούρκοι ήταν μια άλλη περίπτωση. Βέβαια... Τώρα, το πώ βλέπει αυτή τη θρησκεία και αν αυτή η θρησκεία μπορεί να, να βρει μέσα τη και, και στοιχεία ακτιβισμού, ή αν διαβάζει από τον Μάρξ μόνο το περί, ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, ή πας και λίγο πιο πίσω και λε ότι είναι η καρδιά ενό άκαρδου κόσμου, Μήπω αυτή η θρησκεία δηλαδή έχει μέσα τη αντικαπιταλιστικά στοιχεία, έχει στοιχεία ακτιβισμού όπω εμεί τα καταλαβαίνουμε. Το παράδειγμα μου είναι μέσα στη φυλακή. Ήμουνα με τρει Τούρκου, όπου ήταν. Προσεύχονταν συνέχεια, δηλαδή 48 ώρες προσεύχονταν, γιατί ήταν και σε βάρδιες. Ε, και αφού κατάλαβαν ποιο είμαι και από πού προέρχομαι, γύρισε ένας και μου λέει «Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά τον καπιταλισμό τον συχένομαι όσο και εσύ». Στο, στο, να, στο να μειώσω ακόμα περισσότερο ότι τη θρησκεία δεν το λέω ότι ήταν ακραίοι, αλλά δεν ήταν ακτιβιστές όπως ξέρουμε και γι' αυτό δεν νομίζω ότι σκέφτηκαν σε όρους κράτους αντίστασης. Να απαντήσω λίγο σε αυτό που υπόθηκε ότι οι Ισραηλοί ενάντια στο τείχο υποστήριζαν την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτου, ε, κράτους, παρόλο που γενικά ας πούμε, μπορεί να είναι ενάντια στα κράτη κτλ. ότι και εμεί εδώ στην Ελλάδα ουσιαστικά αποκαλούμε τη χώρα που είναι μεταξύ Ελλάδα και Σερβία, α πούμε, Μακεδονία συνήθω. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η κατάλληλη ας πούμε, ονομασία. Δηλαδή, οι σύντροφοι στη Μακεδονία, στη χώρα αυτή, ε, έχουν ενάντια του αυτούς όλους που παλεύουν για να ονομαστεί αυτή η χώρα έτσι. Οπότε, το πιο σημαντικό θα ήταν ίσω να ρωτήσουμε τους Παλαιστίνους, ας πούμε, οι αγωνιστές αριστερούς, πάντων, ή οτιδήποτε άλλο, τι γνώμη έχουν για το κράτος των Παλαιστινίων και για τη Χαμάς, ανεξάρτητα αν είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι ή όχι. Αυτό είχαμε. Κάτι τελευταίο, πάλι, περί δημοσιογραφίας. Ακούω, ειλικρινά, πολύ ευχαριστά, επειδή και εγώ στο χρόνο, στο, στο χώρο κάποια χρόνια, τη δυνατότητα που έχεις ως δημοσιογράφος για το μικρό παραφυράκι, για το δίλεπτο, για τη δυνατότητα να δώσει μια πραγματικότητα η οποία ο άλλος θα την πάρει και, όπως είπε εσύ, θα τη χειριστεί στο ζωντανό, μετά όπως θέλει, στο live, στην εκπομπή του. Και θέλω να θέσω λίγο μια, ένα ερώτημα λίγο προσωπικό, αν θ Πιστεύουμε ότι είναι ένα τρόπο για μα ασκώντα αυτό το επάγγελμα να πούμε ότι εντάξει, επειδή έστω και μέσα από εκεί θα βγάλω μια ψευδέστηση τη πραγματικότητα στην οποία ο άλλος θα μου τη μεταβάλει 15 φορέ. ή από τη στιγμή που έχω κάνει το εγχείρημα και έχω πάει εκεί, το κάθε εκεί. Μπορώ να είναι η Γάζα, μπορεί να είναι το Βιετνάμ, μπορώ να οτιδήποτε. Να πα οπουδήποτε. Και να προτιμήσω αυτό που βίωσα, έζησα, κατέγραψα, να το δώσω όπω θέλω και να το δούνε 10 άνθρωποι λιγότεροι ή να πάω να το δώσω εκεί που ξέρω θα το δούνε 1000 άνθρωποι παραπάνω και 5.000 και 100.000 και θα διαμορφώσω και μια άποψη αλλά η άποψη αυτή δεν θα είναι δικιά μου και δεν το ζήτημα δικιά μου δικιά σου, δεν είναι προσωπικό δεν θα είναι μια πραγματική άποψη, θα είναι μια άποψη που έχει περάσει από 40 φίλτρα. Το ερώτημά μου είναι λίγο το παραθυράκι που έχουμε στα, στα media, στα θεσμικά είναι λίγο άλωθη, είναι λίγο ψευδέστηση, υπάρχει Είναι μια πορεία που έχω. Ευχαριστώ. Δεν μιλάω από προσωπική εμπειρία, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έχουν έρθει και τεχνολογικά οι συνθήκε, έγινε στο καθένα από εμά το πώς θα το χειριστεί σε κάθε περίπτωση διαφορετικά. Δηλαδή, πλέον έχει τη δυνατότητα και να εκμεταλλευτεί το παραθυράκι, αλλά και να εκμεταλλευτεί τι δυνατότητε που σου δίνει το ίντερνετ, τα blogs, τα εναλλακτικά μέσα, να βγάλεις ολόκληρη την ιστορία σου έτσι όπως εσύ θες. Μπορείς δηλαδή να κάνεις το καλύτερο δυνατό μέσα στο θεσμικό μέσο το οποίο δουλεύεις και μετά να πεις και τη δική σου εκδοχή της ιστορίας χωρίς καμία λογοκρισία έτσι όπως εσύ την αισθάνεσαι. Αυτό για μένα είναι ο καλύτερος τρόπος να συνδυάσει τα δύο πράγματα. Να εκμεταλλευτείς τις δυνατότητε που σου δίνονται. Ναι, δεν διαφωνώ. Θυμήσου στο Δεκέμβρη ποιε ήταν οι εικόνες που μας έχουν μείνει. Ο φωτογράφος που έβγαλε τον το μπάτσονα πυροβολή είχε πάνω του έναν εξοπλισμό φωτογραφικό. Μπορεί να φτάνε και τα 10.000 ευρώ που κουβαλάγε. Δεν ήταν με μια compact να βγάλει. Ο, η μητέρα μου είδε τους ε, ασφαλίτες με τους λοστούς από το Λαζόπουλο. Και χίλια δύο άλλα τέτοια παραδείγματα. Εγώ έτυχε να βρεθώ στην, στην Ασκληπιού, στην πολυκατοικία το Γενάρη του 2009, που είχαν κλείσει τον κόσμο μέσα... και ήμουνα στο Sky και από εκεί μαθεύτηκε. Όχι γιατί ήμουν εγώ, οποιοςδήποτε συνάδελφος... και να ήταν εκεί μπροστά, μία εικόνα ήταν αυτό, θα έλεγε. Αντίστοιχα στη, στη Γάζα, το μεγάλο μέσο και το μικρό... Και το, και το τεχνολογικό, δυστυχώς, και ο επαγγελματισμός... ωραία είναι τα... όχι ωραία, είναι πολύ καλύτερα τα ανεξάρτητα μέσα, αλλά ο τύπος που κουβαλάει μια κάμερα των 30.000 ευρώ θα το δώσει καλύτερα στον κόσμο. Και μέχρι να φτάσεις να έχεις εσύ την κάμερα των 30.000 ευρώ τα παίζεις, αυτό που είπα και από την αρχή παίζει νομίζω και στα δύο, δύο ταμπλό. Προτιμώ αυτό το βίντεο το οποίο είναι σκοτεινό και φαίνεται μόνο η κρουτουρλάμψης Ακούγονται οι φορέ και τα ουρλιά παρά ένα επαγγελματικό βίντεο με μια κάμερα 30.000 ευρώ. Γιατί το ένα είναι καθαρά επαγγελματικό και στιγμό, δηλαδή βλέπει τον άλλον, είναι κάτω και δεν κάνει τίποτα. Το άλλο όμω, το δικό σου, έχει μια μεγαλύτερη αξία ε, και όχι με την έννοια του λειτουργήματο μόνο, γιατί εγώ πιστεύω ότι σαν δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουμε λειτουργήμα, ασχετά αν κάνουμε ή δεν κάνουμε. Έχει μεγαλύτερη αξία γιατί είσαι εκεί. Το παρακολουθεί, το βλέπει, το βιώνει, δεν το καταγράφει απλά σαν μια ξύλινη ε, μηχανή. Το καταγράφει με τη μηχανή σου όπω είναι, αλλά παράλληλα συμμετέχει ακτιβίστρια, αν θε. Α το βγάλουμε τον όρο για να μην Σαν άνθρωπο, όπου οποίο σε μια μορφή βία, ομίλη βία απέναντί σου. Προτιμώ λοιπόν ένα βίντεο το οποίο είναι μια ψηφιακή μηχανή με 5 ΜΠ τη πλάκα, παρά ένα σούπερ επαγγελματικό που θα μου δείξει την εικόνα σε τρισδιάστατο. Η Κατερίνα, βέβαια, που έχασε αυτή την κάμερα, δεν θα συμφωνήσει, γιατί ακόμα την πληρώνει από όσο ξέρω σε δόσει. Και είχε προσπαθήσει να πάρει μια καλή κάμερα για να έχει την, την καλύτερη εικόνα. Απλώ ήταν σε ένα χώρο τόσο που δεν μπορούσε να βγάλει τίποτα. Και εμεί, επίση, ήμασταν και φωτισμένοι σε στούντιο το Μαβί Μαρμαρά. Εκεί, όπω είδατε, δεν υπήρχε φω το παραμικρό. Και πίσω τη υπήρχε. Ε, sorry που μιλάω τώρα για σένα. Υπήρχε και ένα σταθμό στο TV ΕΞΕΣ έχει δώσει κάποιε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ για να στηθεί συμφωνούμε αλλά παίζουν και αυτά το ρόλο τους δεν ήταν η Κατερίνα από ένα blog είναι η αρχιντάκτρια του TVXS που έχουν πέσει κάποια λεφτά για να είναι το TVXS με ό,τι ο καθένας μπορεί να, να σχολιάσει Η ΔΕΞΕΣ είτε δουλεύει όπου θέλεις και χωρίς κάμερα, αυτό που θα μας παρουσιάσει είναι αυτό που έχει δει με τα μάτια της και αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία της αντιπληροφόρηση. Να μην την λογοκρίνεις και να μην την αυτολογοκρίνεις και την αυτοστραγγαλίσει. Ναι, μάλλον να σταθεί. Εκεί, εκεί έχει μεγάλη σημασία το βίντεο γενικά. Δηλαδή... Για μένα είναι από τους πιο αγνού τρόπου καταγραφείς και παρουσίες πραγμάτων. Είναι το κλασικό παλιό ρητό, μια εικόνα αξίσιο στους λέξεις. Εδώ πέρα, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα... τη βοήθεια που σου δίνουν, μπορείς πραγματικά να παρουσιάσεις την αλήθεια όσο, όσο, πιο, κοντά... όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή, χωρίς να περνάει από φίλτρα... Αν θέλει, φυσικά, δηλαδή, και αν έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει το υλικό σου χωρί να έχει υποστεί επεξεργασία, μοντάζ και τέτοια. Από την άλλη, τίθεται και ένα θέμα άσχετο με τη μέχρι τώρα κουβέντα μα, το οποίο όμω ίσω έχει απασχολήσει τη, τη συνέλευση εδώ πέρα, του κατά πόσο ένα δημοσιογράφος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και καμεραμάν και βιχολήπτη και μοντέρ και όλα αυτά, και κατά πώ θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπες, αλλά ίσως είναι ένα ζήτημα που αξίζει να εξεταστεί. Δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί μέχρι τώρα. Κατά πόσο είναι εφικτό να κάνει τη δουλειά σου, έχοντας δέκα διαφορετικές ιδιότητε Και του δημοσιογράφου, και το καπέλο του καμεραμάν, και το καπέλο της υπεξεργασίας μετά. Κατά πόσο είναι σωστό και νόμιμο αυτό επίση. Επειδή έχω το μικρόφωνο μου πριν... Να πω λίγο πάνω σε αυτό ότι πέραν του αν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα κάνοντα τα πάντα, είναι και το ότι αφορά πάρα πολύ, διευκολύνει πάρα πολύ του εργοδότες να έχουν έναν άνθρωπο να κάνει τα πάντα. Προφανώ θέλουμε να υπάρχει δημοσιογράφο, κάμεραμαν, μοντέρ, τα κτλ. για να υπάρχουν και οι θέσει εργασία αυτού του πράγματο. Δέχομαι παρόλα αυτά ότι η εξέλιξη τη τεχνολογία βάζει ερωτήματα και για εμά το πώ εξελισσόμαστε, ποιο επαγγελματίες και πώ το κάνουμε. Εγώ πιανόμενη από την ερώτηση του, του Σπύρου πάνω στο την εικόνα, την ποιότητα τη εικόνα, στο αποτέλεσμα, το τεχνικό, ε, αναρωτιέμαι αν, ανεξάρτητα από το ε, ότι ως ακτιβιστές έχουμε χαμηλότερης ποιότητας α, μέσα, γεννιέται ένα ερώτημα ε, για το πώς θέλουμε να δώσουμε Την δηλαδή, το αν το βίντεο είναι μαύρο, φαίνονται μόνο οι φωτοβολίδες, ακούγονται μόνο ο ήχος και δεν φαίνεται φωτεινό, είναι αποτέλεσμα μόνο το ότι αυτό το μέσο είχαμε, αυτή ήταν η συνθήκη εκείνη τη στιγμή, δεν είχαμε, ας πούμε, τον καμεραμάν, ή ίσως, είναι η γνώμη μου, ε, χρειάζεται μια διαρκής ε, ε, σκέψη, ακόμα και πάνω στα ίδια τα μέσα και στα πώ θα χρησιμοποιούμε και πώ μέσω αυτού λέμε, και αυτό που θέλουμε να πούμε, αξιοποιώντας και την εικόνα, διαμορφώντας και μία άποψη για την εικόνα, για το λόγο. Ε, δηλαδή ότι το μέσο γίνεται ένα τρόπος ακριβώς να το πει. ανεξάρτητα από το αν θα έχουμε καλύτερα τεχνολογικά ή όχι. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι... Ε, είδαμε στο βίντεο τη στιγμή που γίνεται η απεύθυνση από τους στρατιώτες προς την Κατερίνα, ότι κλείσε την κάμερα ή θα σε πετάξω στο, στη θάλασσα στο, στο η σημείωση στο βίντεο είναι «Στρατιώτες προς δημοσιογράφο TVXS». Και αναρωτιέμαι τι διαφορετικό έχει να πει αυτό από «Στρατιώτης προς άνθρωπο που καταγράφει», «Στρατιώτης προς δημοσιογράφο», «Στρατιώτης προς τη δημοσιογράφο Κατερίνα Κιτίδη», «Στρατιώτης προς δημοσιογράφο TVXS». Και αυτό το βάζω σε σχέση με το... Όλα αυτά που συμπυκνώνονται μέσα σε μια ιδιότητα, η ατομική ευθύνη, η ατομική επιλογή και πώ την υποστηρίζουμε και με την υπογραφή μα ή όχι, με το όνομά μα ή όχι. Από εκεί και πέρα, το σημείο πέραν του οποίου ε, γινόμαστε και οι ίδιοι, ίσω εμπορικό προϊόν για το, για το μέσο μα. Η επιλογή ήταν δική μου να μπει με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη ατάκτω στο βίντεο. Θεώρησα ότι είναι σημαντικό να φανεί η λέξη δημοσιογράφου στη συγκεκριμένη περίπτωση για να δώσουμε και το στοιχείο της λογοκρισίας απέναντι στα μέσα. Το υλικό που έφερα ολόκληρο ήταν ένα βίντεο 13 λεπτών, το οποίο, επειδή αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να παίξει σε κανένα μέσο, και ειδικά στο ίντερνετ, που η υπομονή του κόσμου που παρακολουθεί τα βίντεο είναι πολύ μικρή, αναγκαστικά υπέστη κάποια επεξεργασία, κόπηκαν τα κενά, κόπηκαν μεγάλες περιόδους που είχαν αναταραχή απλώς και δεν είχαν κάτι να προσφέρουν. Φυσικά, όταν με το καλό προχωρήσουμε στη δίκη, θα δοθεί το αρχικό υλικό στο δικαστήριο. Αυτό ως προς τη λέξη δημοσιογράφος, ως προς το δημοσιογράφο στη ΒΕΞΕΣ, θεωρήσα ότι είναι πιο σωστό να μην... Επειδή αυτό το βίντεο μπορεί να προβληθεί, ρε παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει να πω το όνομά μου. Μ πήγα εκεί πέρα με τη στήριξη, όσο μεγάλη μικρή, και ήταν αυτή του μέσου μου, όπω κάνει κάθε δημοσιογράφο. Και γι' αυτό έβαλα το όνομα του συγκεκριμένου μέσου για να δείξω ότι εμείς είμαστε εκεί. Και ήταν μια εικόνα από την οποία καταγράφαμε, ήταν μάλλον μια συνομιλία, μια στοιχομηθεία, την οποία είχαμε εμείς, εγώ, με το συγκεκριμένο στρατιώτη. Γι' αυτό και, ξέρει, επιλέχθηκαν αυτέ οι λέξει. Ένα κομμάτι το οποίο δυστυχώ δεν φαίνεται στο βίντεο είναι ότι. Ο στρατιώτη μου το είπε αυτό, ενώ ταυτόχρονα μιλούσε με την κοπέλα η οποία του έλεγε: Γιατί τα κάνετε αυτά, εμεί δεν α, είμαστε εδώ για τα παιδιά τη Γάζα. Δεν είμαστε εδώ για εσά, είμαστε για τα παιδιά τη Γάζα. Όλη την ώρα που μιλούσε αυτή η κοπέλα είχε το κόκκινο σημάδι από το λέιζερ ενό άλλου στρατιώτη πάνω στο μέτωπό τη. Δηλαδή, υποτίθεται πω είχε μπροστά τον αρχηγό τη Ισραηλινή Αποστολή που ήταν καλό χρυσό γλυκομίλητο και προσπαθούσε να συνεννοηθεί, αλλά από πίσω ήταν ο άλλο έτοιμο να πυροβολήσει ανα στη στιγμή, χωρί αν. Προέβαινε σε οποιαδήποτε κίνηση εναντίον του αρχικού του. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το έχω αποτυπώσει καθαρά στην κάμερα. Δηλαδή, δεν έχω καταλήξει το ζήτημα που έθεσες σχετικά με τα μέσα, το τι είναι καλύτερο να έχουμε ακριβό εξοπλισμό και να φαίνεται καλύτερη εικόνα για να είναι καλύτερο να δίνουμε ερασιτεχνικά πούμε, αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας, με ποιο έρεσαι τεχνικό τρόπο, αλλά ξέρω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή, έλεγα χαμότο, είναι ένα στοιχείο που δίνει πολλά για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα και το οποίο δεν μπορούσα, δυστυχώς, να καταγράψω. Έτσι ως ένα παράδειγμα, χωρίς αυτό να με οδηγεί σε κάποια τελική θέση. Έχοντα και εγώ εμπειρία μέσα από τα μέσα. Ε, συμφωνώ γενικότερα, θεωρώ ενδιαφέροντα την όλη κουβέντα. Είμαι κι εγώ τη λογική, ο... ότι υπάρχουν παραφυράκια και ότι ως παραγωγή της σύμπηση μας πέφτει λόγος και στο τι βγαίνει ο Σύμβη. Η πληροφορία νομίζω είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού. Οπότε ο ανταγωνισμό μουργείται και μεταξύ του εργαζόμενου και μεταξύ του εργοδότη που θα διαχειριστεί την είδηση για εμπορευματικού λόγου. Οπότε έχουμε ένα περιφόριο και στην ποιότητα τη ύψηση και στο τι θα λέει αυτή η είδηση, στο να τη διαμορφώσουμε. Από εκεί πέρα νομίζω έχει δεν λέω κάτι καινούργιο. Το θεσμικό πλαίσιο προφανώ καθορίζει το τι μπορεί να ακουστεί. Ε, εκεί δημιουργούνται το πεδίο τη σύγκρουση, το οποίο καθορίζεται νομίζω και από εργασιακού όρου. Προφανώ τα ξέρουν καλύτερα και εγώ, ο Άρη και η Κατερίνα. Ότι δεν μπορούν να βγάλουν μάλλον εκπομπέ για τον απεργοσπαστικό ρόλο του Sky, α πούμε. Ένας, η δεύτερη να πει για τον ρόλο του ΤΒΕΞΕ στην αναπαραγωγή τη εθελοντική άμεση εργασία στα ΜΜΕ. Προφανώ δεν ζητάει κανεί από αυτού να κάνουν κάτι τέτοιο μέσα από τη δουλειά που κάνουν. Παρ' όλα αυτά είναι μια είδηση που δεν πρόκειται να βγάλουν ποτέ αυτά τα ΜΜΕ και το ξέρουμε όλοι. Ε, το βασικότερο όμω νομίζω είναι. Ο κίνδυνο, ειδικότερα όταν δουλεύει σε αριστερά, εναλλακτικά κάπω, αλλά εμπορευματικά ΜΜΕ, ο κίνδυνο είναι μέσα από, τις, ε, μέσα από το παραθυράκι που σου ανοίγουν. Ε, και εφόσον το έχει κατακτήσει και εσύ, με τη δουλειά που κάνει, με την ποιότητα τη πληροφορία που δίνει, έχει κατακτήσει, α πούμε, να έχει μια εκπομπή που να μπορεί να μην σε λογοκρίνουν άμεσα. Ισχύει αυτό και γίνεται. Νομίζω περιγράφει και εδώ πέρα. Ένα κίνδυνο που δημιουργείται είναι ένα. Να μείνει η ανταγωνιστική πληροφορία ή η αντιπληροφόρηση ευρύτερα. Στο επίπεδο απλώ ότι εγώ μπορώ να βγάζω κάποιες ειδήσει που δεν θα τις παίξει κανείς, ε, και ότι αυτό είναι το κέντρο της αντιπληροφόρησης. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι ακούγονται πράγματα, μπορούν να ακούσουν πράγματα από όσους βουλεύουμε στα ΜΜΙΕ που προφανώς δεν τα πούνε. Αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτή την καθαρά του ρεπορτάζ έννοια τη αντιπληροφόρησης. Και τι εννοώ. Ότι, ας πούμε, ναι, από ό,τι κατάλαβα, ο Άρης ε, θα είπε στην, ε, σε αυτά που. εκπομπέ του, θα τόνισε το ρόλο του ελληνικού κράτου και του κυπριακού. Που κανεί άλλο δεν το τονίζει, που είναι ένα μεγάλο πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί δεν είναι μόνο το κακό Ισραηλινό κράτο, είναι ποιοι συνεργάζονται μαζί του. Και η Ελλάδα, το κράτο που ζούμε, συνεργάζεται με το Ισραηλινό κράτο. Έκανε την ίδια μέρα στρατιωτικέ ασκήσει. Είναι στο ίδιο υπεραιλιστικό μπλοκ. Αν πάρουμε μια γενικότερη ανάλυση, πιο ξύλινη μαρξιστική. Ε, την ίδια μέρα, κόσμο κατέβηκε για να αντιβράσει στην βολοφωνία και στην επίθεση του Ισραηλινού κράτου και διάλυσαν τη διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Το ελληνικό κράτο χρησιμοποιώντα τι Ισραηλινέ κρότου Λάμψη και δακρυγόνα Ισραηλινά. Αυτό φάφτηκε τελείω στο είδηση, όπω φάβονται όλε οι δολοφονικέ επιθέσει τη αστυνομία που γίνονται τελευταία, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ε, το θέμα είναι κατά πόσον αυτό. Πόσο Ατομικέ φωνέ από μόνε του μπορούν να πουν κάποια πράγματα, νομίζω, δεν μπορούν να φτάσουν στην ολότητα. ή, α πούμε, για το θέμα τη Γάζα, πόσο πραγματικά ξέρουμε την κατάσταση στη Γάζα. Δηλαδή, και εγώ θα να αντιμετωπίζουμε το θέμα τη Γάζα μόνο ανθρωπιστικά, αλλά νομίζω έχουμε και ένα τεράστιο έλλειμμα που δεν το άκουσα. Πραγματικά ξέρουμε τι γίνεται στη Γάζα. Λέμε γενοκτονία. Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει, ξέρω εγώ. Το έχω ω απορία πραγματικά, για να μην χρησιμοποιώ κι εγώ την έννοια γενοκτονία. Χωρί να ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, βγαίνουν πληροφορίε από τη Γάζα. Είναι απλό. Το έχουμε, έχει καταφέρει κανεί σε εργαζόμενου τα να βγάλει σημαντικέ τέτοιε πληροφορίε που να δείχνουν το μέγεθο τη καταπίεση και του ολοκληρωτισμού της, του Ισραήλ απέναντι στου Παλαιστίνιου. Ή ακόμη και ένα πολύ πιο σύμφωτο ζήτημα, πώ θα αντιμετωπίζουμε το ζήτημα τη σύγκρουση εκεί πέρα. Είναι θρησκευτική σύγκρουση. Υπόθηκαν για εδώ κάποια πράγματα για το, την, την διορισμένη κυβέρνηση ουσιαστικά του Αμπά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Πόσο είναι ταξικό αυτό το ζήτημα που συμβαίνει εκεί πέρα, Πόσο καταπιέζονται οι Παλαιστίνοι από το Ισραηλινό κράτο ω φτηνό εργατικό δυναμικό, Πόσο η αντίσταση του έχει οδηγήσει σε αυτή τη θέση του, περισσεύεται. Δεν μπορούμε να σα χρησιμοποιήσουμε. Θα πεθάνεται κάποια στιγμή από αυτό που σα κάνουμε. Όλα αυτά δύσκολα βγαίνουν μόνο από ατομικέ φωνέ. Αν και νομίζω μπορεί να πει κάποια πράγματα. Αυτό, αυτή την αντίθεση ήθελα να θέσω περισσότερο. Έχεις δίκιο ότι ένα κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και σίγουρα ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι, όχι τόσο εγώ, ας πούμε, αλλά άνθρωποι όπως ο Άρης, που είναι μία από τις λίγες, λίγο πιο αναλλακτικές φωνές μέσα σε ένα... Όχι λίγο, συγγνώμη. Πιο αναλλακτικέ φωνές σε ένα mainstream magazine, ότι δεν μπορούν να, προβα... να προλάβουν, να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν όλο τον όγκο της πληροφορίας που βλέπουν στοιχεία, Τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα, για, το... για τι γενοκτονίε που γίνονται, ή για το ταξικό, ταξική πάλη, το... Το ταξικό κομμάτι τη υπόθεση. Υπάρχουν σε πολλέ αναλύσει του εξωτερικού, υπάρχουν από ανθρώπου από άλλε χώρε που έχουν πάει και έχουν καταγράψει τι εμπειρίε του. Όλα αυτά θέλουν άπειρο χρόνο για να προλάβει να, να τα επεξεργαστεί, να τα δώσει στο δικό σου κοινό και ταυτόχρονα να βγάλει και την ύλη τη ημέρα, την οποία καλεί να καλύψει για να βγάλει το ψωμί σου. Ένα πράγμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο ρόλος του κόσμου. Αυτό το βλέπω πιο πολύ στο δικό μου μέσο, επειδή έχει τη δυνατότητα των σχολείων. Είμαστε αναγκασμένοι, και αυτό θα ήταν ευχή έργο να γίνεται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και πίσω του κόσμου και στα πιο γνωστά πούμε, και μεγάλα mainstream μέσα, είτε το θέλουμε είτε όχι, το είμαστε αναγκασμένοι, εμείς το επιδιώξαμε βασικά αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον κόσμο που από κάτω γράφει, γράψτε αυτή την είδηση, γιατί δεν προβάλατε αυτή την άποψη, γιατί δεν είδατε ότι συμβαίνει και αυτό και αυτό. Υπάρχουν πολύ πρακτικοί λόγοι για τους οποίους δεν γίνεται αυτό μερικές φορές, δηλαδή η έλλειψη κόσμου, η έλλειψη χρόνου. Είμαστε κι εμείς μια πολύ μικρή ομάδα, αλλά έχει τον άνθρωπο από κάτω που σε πιέζει και αυτό σε αναγκάζει να δεις πράγματα τα οποία δεν θα έχει την ευκαιρία να δεις. Σου ανοίγει τα μάτια. Αυτό μπορεί να γίνει σιγά-σιγά, νομίζω, δεν ξέρω με ποιους ακριβώς τρόπους, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να γίνει με όλα τα, τα μέσα ω έναν βαθμό. Είτε με επιστολές, είτε με παρεμβάσεις, τηλεφωνικές εκπομπές που δίνουν το περιθώριο να μιλήσεις. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα η κινητοποίηση των ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα κομμάτι ερευνητική δουλειάς, στην οποία ο δημοσιογράφος ότι δεν έχει τις γνώσεις, ότι δεν έχει το περιθώριο να κάνει. Έχουμε, το πραγματικό δεδομένο στο πάλι, στο το... Έχουμε τα πραγματικά δεδομένα του Δεκέμβρη που τα ζήσαμε όλα, που από το, από το Skype πάρα πολλοί άνθρωποι βγήκαν... Και του έκοψαν στον αέρα. Γιατί αυτό που μετέφερα με τα μάτια του, το ξέρει καλύτερα, έτσι. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε να παίξει ο σταθμό. Και ότι Σπύρο, Κώστα Γιάννη, πάρε μια ανάσα, θα τα πούμε μετά. Και του ξανά μην ποτέ. Ε, εκεί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εκεί, μέσα, όταν το ίδιο το μέσο σε πνίγει, ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και όταν από μόνο σου αυτό γιατί λε, εγώ δουλεύω στην Απογευματινή. Η Απογευματινή δεν γράφει αυτό, γράφει κάτι άλλο. Ή δουλεύω εκεί, Αυτοί γράφουν έτσι. Όταν μόνο σου αυτό στραγγαλίζεσαι, το έχει χάσει το παιχνίδι από χέρι. Γιατί ο ρεπόρτερ δεν είναι η εφημερίδα που δουλεύει, είναι το όνομά του. Οπότε, κάλλιστα, οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέσο, τη δυναμική μα πρέπει να τη βγάζουμε με κάθε τρόπο, έστω ακόμα και ένα μικρό, και αυτό που πε πριν. Μα δίνει τουλάχιστον την αίσθηση, και δεν είναι ψευδέστηση, ότι μία αλήθεια, μικρή, μία γραμμή, μία λέξη έχει ακουστεί. Και όποιο την έχει ακούσει και την έχει καταλάβει, καλό την άκουσε. Συμφωνώ για να καταγραφεί και στο ραδιόφωνο. Ε, ναι, θα ήθελα, βασικά, να κάνω ουσιαστικά μια ε, μικρή τοποθέτηση και μια ερώτηση. Ε, ουσια, νομίζω ε, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους ε, θα μπορέσουμε να, να, βρούμε, να, να μεταδώσουμε προς τα έξω να παράξουμε στον δυνατόν μεγαλύτερη αλήθεια, αλλά και το πώς η αλήθεια χρειάζεται ο καθένας μας από οποιοδήποτε περιστατικό συμβαίνει στον κόσμο. Ε, διότι, παραδείγματος χάρη, ομολογώ ότι μέχρι τώρα ε, είχα τη γνώση ε, του γεγονότος της σφαγής ουσιαστικά και, των λίγων περιγραφών αλλά βλέποντας το βίντεο τα βίντεο ε, αισθάνθηκα ότι ήταν ε, ότι δεν μπορούσα να αντέξω τέτοιο επίπεδο επίπεδο βίας και ε, τόσο, τόσο απάνθρωπης πραγματικότητας που ξέρω ότι υφίσταται ας πούμε αλλά μου αρκεί να το ξέρω ε, μέσα από διηγήσεις και μέσα από το λόγο περισσότερο παρά την εικόνα δεν μπορούσα να, πραγματικά να ανταπεξέλθω. Ε, από εκεί και πέρα... Ε, αλλά βέβαια αυτό σχετίζεται και με, τα, ε, με την ιστορία του καθενός, προσωπική και συλλογική, που έχει συμμετάσχει, αλλά υπα, υπάρχει και αυτό, είναι ένας παραγόντας. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι, ε, χωρίς να αναγνωρίζω το, το κράτος του Ισραήλ και εγώ, όπως και οποιοδήποτε άλλο κράτο. Ε, θεωρώ ότι η βία που ασκείται στην Παλαιστίνη στον χώρο που ιστορικά ονομάζεται ας πούμε Παλαιστίνη έχει, έχει όντω δύο, δύο δύο πηγές και εννοώ κυρίως ενώ βασικά ότι και οι ρουκέτες δεν είναι, δεν είναι τις ίδιας τις ποιότητας του ίδιου του ίδιου επίπεδου, μάλλον, Δία. Αλλά πραγματικά, όταν... Ε, γιατί Πολάκης, εφόσον δεν υπάρχει στρατιωτική δυναμική για να αντιπαρατεθεί ένας τακτικός στρατός στον υπερστρατό του Ισραήλ, γιατί είναι ένας από τους ε, δυνατότερους της περιοχής και του κόσμου, ας πούμε, ε, ε, ε, υπάρχει η λογική... Του, του αιματοκυλίσματος, Κυρί, όχι από την Παλαιστινιακή αρχή, από τις, από τις οργανώσεις, ας πούμε, οι οποίες ε, κάνουν αυτά τα χτυπήματα. Και σίγουρα, εκείνη τη στιγμή, όταν, ας πούμε, τους χάρη, χτυπούν μια καφετέρια στο Τελαβίβ ή, ή στη Χαϊφα, δεν νομίζω, προσωπικά, αυτή είναι η αίσθησή μου. Ε, και οφείλω να την καταθέσω ότι... Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται αν υπάρχουν και Παλαιστίνοι εκεί μέσα τη σύνθεση του πληθυσμού ούτε ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι, δεν, φορα, δεν είναι μάχημοι δηλαδή αυτό προφανώς και τροφοδοτεί τη, τη διαδικασία αυτή και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει να γονατίσει το Ισραήλ ας πούμε και να το αναγκάσει να αποδεχθεί Ένα Παλαιστινιακό κράτος, αν υποθέσουμε ότι είναι ένα βήμα προς την τελική απελευθέρωση του Παλαιστινιακού λαού, γιατί εγώ θεωρώ ότι ένα κράτος ποτέ δεν, είναι, ποτέ δεν είναι ελευθερία και ποτέ δεν είναι εγκητής της ελευθερίας. Αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι ένα βήμα, δεν θα μπορέσουν ποτέ οι ρουκέτες να το, να το φέρουν. Και ως προς τη βία που ασκείται πάνω στους Παλαιστίνιους, πάντα, πάντα θα έχουν και αυτές ευθύνη. Ε, Αυτό και ουσιαστικά, και ουσιαστικά να κάνω μια ερώτηση, ως προς το ε, Νομίζω ότι ο, ο Ερντογάν είπε ότι στην, επόμενη, δήλωσε ότι στην επόμενη αποστολή, την επόμενη αποστολή θα τη συνοδεύει και το πολεμικό ναυτικό της, το τουρκικό. Ε, κατά πόσον θεωρείτε ότι είναι πιθανό κάτι τέτοιο, και τι μπορεί ε, κατά τη γνώμη σα να προκαλέσει. Ο Ερντογάν είχε πει και σε αυτή την αποστολή να στείλει δύο φρεγάτε και δεν το δέχτηκε το ΙΧΑΧΑ, θέλοντα να διατηρήσει το ρόλο τη μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν θα το δεχόταν και καμία άλλη οργάνωση, αλλά προ τη μήνυ του και οι ίδιοι. Οι Τούρκοι θα μπορούσαν να έχουν πάει με συνοδεία ε, και το αρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Μετά βγήκε και μια πληροφορία που την άφησε να διαρρεύσει το περιβάλλον του Ερντογάνου ότι θα πάει ο ίδιο με ένα καραβάκι και δύο φρεγάτε από πίσω. Νομίζω είναι απλώ επικοινωνιακό παιχνίδι. Ε, στα άλλα θέματα που θεσές, και εγώ θα καταδικάσω τον Παλαιστίνιο που ανατινάζεται σε μια καφετέρια, κυρίως όμως ως μια αποτελεσματική μορφή δράσης, ε, περισσότερο από, το, από την απώλεια ανθρώπινης ζωής, όσο σκληρό και αν ακούγεται. Το θεωρώ καταστροφικό, όπως και κάθε τρομοκρατική ενέργεια τη θεωρώ καταστροφική για συλλογικότερε μορφές δράσης, και μη αποτελεσματική σε κάθε επίπεδο. Κάπου όμως πρέπει να βάλεις όταν φτάνεις στην ρουκέτα... αν δέχεσαι την ένοπλη ε, αντίσταση σε μία κατοχή. Και δεν το θέτω με όρους ε, έθνους και κράτου, το θέτω με όρους ε, ομάδων, ανθρώπων... τη δέχεσαι την ένοπλη αντίσταση. Όχι την τρομοκρατική... Την Για μένα οι ροκέτε είναι το μέσο που έχουν στη διάθεσή τους σε έναν από τους ισχυρότερους στρατούς του πλανήτη. Αν μπορούσαν αυτές οι ροκέτε να μην τις φτιάχνουν με τενεκεδάκια και να έχουν σύστημα ε, να είναι τηλεκατευθυνόμενες, είμαι σίγουρος ότι θα τις έριχναν σε στρατιωτικού στόχους και μόνο. Δεν ξέρω εγώ τι περίμενα από τη σημερινή κουβέντα, αλλά ε, εγώ συνεχίζω να βιώνω τι αντιφάσει μου. Ε, ε, τι θέλω να πω. Εμένα με προβληματίζει το ότι μερικές φορές, δεν ξέρω, σε σχέση με τα παραθυράκια, εγώ προσωπικά δεν άντεξα. Δηλαδή, μέσα σε δέκα μήνες έχω παραιτηθεί ήδη από ένα ηλεκτρονικό μια εφημερίδα. Ακριβώς γιατί δεν ένιωσα ότι... Τα συγκεκριμένα μέσα, α το πούμε, στη, συγκεκρι... στη μία περίπτωση ήταν το ζήτημα των συλληθένων του επαναστατικού αγώνα που ένιωθε ότι απλά ήμασταν ένα γραφείο τύπου τη Γαδά. Και την άλλη στην εφημερίδα, φύγαμε μετά από δύο εβδομάδε, όταν πολύ γρήγορα μου είπαν ότι χρειάζεται να φουσκώσει κάπω τα πράγματα, να πει κάποια ψέματα. Δεν χρειάζεται να βάλει το όνομά σου. Αν μηνήσουν, θα μηνήσουν την εφημερίδα. Τώρα, λοιπόν, ε, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν μπορώ σαν δημοσιογράφο να να περιμένω αυτά τα παραθυράκια για, για να εκφράσω την άποψή μου και για να εκφράσω όχι απλά την άποψή μου μάλλον αυτό το οποίο εγώ ο ίδιος ε, στέκομαι μάρτυρας ας πούμε ε, γεγονότων μέσα από τη δουλειά μου ε, και εκείνο ο διαχωρισμός πάλι του ακτιβιστή Παύλα Δημοσιογράφου ε, σκέφτομαι το πάω πολύ πιο πίσω το 1995 με την εισβολή των ΜΑΤΣ στο Πολυτεχνείο και την καταπάτηση του ασύλου το σπάσιμο ουσιαστή, την του ασύλου, ε, υπήρχαν πολύ. Σύντροφοι αναρχικοί, α το πούμε μέσα, οι οποίοι όμω είχαν την ιδιότητα του φωτογράφου και του δημοσιογράφου, έτσι. Ε, εκεί υπήρξε ένα μεγάλο διαχωρισμό, α πούμε, στον αρχικό χώρο, καθώ οι φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι επικαλέστηκαν την ιδιότητά του και οι υπόλοιποι ω διαδηλωτέ ήταν απλά συλληφθέντε. Όσοι ήταν φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφοι αφέτηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, οκ, okay, έχουμε. έπαιξε. Σε, σε, σε, σε ένα μεγάλο βαθμό έγινε και αυτό. Ε, Και συνεχίζω ας πούμε, αυτό να το βλέπω και στην παρούσα φάση. Στο ότι προσπαθούμε μερικέ φορέ να περάσουμε και το και μέσα από ένα άρθρο, είναι σημαντικό, αλλά καταλήγουμε ας πούμε, τελικά στα διεθνή. Ε, όλοι ξεκινάμε από ιστορική επικαιρότητα και καταλήγουμε διεθνή δημοσιογραφία, α πούμε, μόνο και μόνο γιατί εκεί θεωρούμαστε περισσότερο ακίνδυνοι. Τελικά, και εκεί μπορούμε να εκφράσουμε περισσότερο την άποψή μα. Αλλά τελικά είμαστε κι εμεί ίδιοι που αφήνουμε. Αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Δεν ξέρω, πολλέ φορέ. Okay, κάθε φορά που γίναγα από τη δουλειά με αυτά τα οποία έβλεπα, έλεγα τουλάχιστον. Όχι στο, σε αυτά τα οποία έκανα εγώ, στο, στην ελληνική επικαιρότητα, α το πούμε έτσι. Εγώ, διεθνή έκανα. Ε, σκεφτόμουν ευτυχώ που υπάρχει, α πούμε, και το ετιμήντια π.χ. Γιατί ήξερα ότι σε αυτό το μέσο πούμε, θα μπορέσω. Τέλο πάντων, 98 π.χ. Να, να μπορέσω να γράψω, να εκφράσω την άποψή μου χωρί κανένα να με περιορίζει, ούτε να έχω έναν συντάκτη από πάνω μου βάλει χέρι, α πούμε. Το, ακόμα και το ποιο θέμα θα επιλέξω. Δηλαδή είχε τύχει στην ε, πρόσφατα τελος πάντων στην Ταϊλάνδη το μακελιό οποίο, που το είχε γίνει στο στρατόπεδο εκεί πέρα το κόκκινο που καμίσον, είχε καεί το χρηματιστήριο, είχε κα... καεί δημοτικά κτίρια και μου είπαν πέφτει πολύ βαρύ ρε παιδί μου αυτό, μήπως να βάλεις κάποιο άλλο άρθρο. Άρα είναι και το τι άρθρα τα οποία έχει συντάξει να κάνει, ποια είδης θα επιλέξει να, να προκρίνει. Λοιπόν, Σε σχέση αυτό με τη φωτογραφία, okay. αυτό με το δημοσιογράφο κολλάω λιγάκι. Κουλάω, έτσι, έτσι όπω πρώτον το βίντεο παρουσιάστηκε, με ένα τεράστιο λόγο TVXS πάνω. Okay, καταλαβαίνω ότι το TVX ήταν η αποστολή, αλλά είναι και το πώ το προωθούμε και στον κόσμο προ τα έξω. Δηλαδή, κατά πόσο αυτό το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον και κινηματικά μετά. Δυστυχώ, όταν δουλεύουμε μέσα από ένα καθιστοτικό μέσο, θεσμικό μέσο πληροφόρηση, έχουμε όλου αυτού του περιορισμού. Ε. Δεν πρέπει να απαξιώνουμε τον το διπλανό μα, ο οποίο είναι ένα απλό διαδηλωτή, π.χ. ή ακτιβιστή, ο οποίο μπορεί να έχει μια φτηνή κάμερα, αλλά είναι αυτό ο οποίο δεν μπορεί να επικαλεστεί την ιδιότητα του δημοσιογράφου, και ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο θα στοχοποιηθεί και θα φάει και περισσότερο ξύλο και θα συλληφθεί και θα πάει και η αντίσταση κατά τη αρχή κτλ. Μπορεί να είναι δηλαδή ένα εξοπλισμό να είναι ακριβώ, αλλά εδώ μιλάμε ας πούμε, για το ζήτημα τη ίδια προσωπική ελευθερία του άλλου. Τέλο εγώ συνεχίζω να βιώσω αυτά, βιώνω αυτέ τι αντιφάσει. Δεν ξέρω πώ αντιμετωπίζετε. Δυσκολεύομαι πολύ με τα παραθυράκια να, να, να λειτουργήσω. Ε, και θα ήθελα να ακούσω αν εσείς έχετε βρεθεί, έχετε αντιμετωπίσει αυτά τα ανάλογα προβλήματα, α το πούμε, στην εξέλιξη τη πορεία τη δουλειά σα και έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο και που λίγο κάποια πράγματα μπορείτε να τα εκφράσετε πολύ πιο άνετα από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, ακόμα και στο πλαίσιο τη δημοκρατία, δηλαδή μπορεί να έχεις τη μία άποψη και, από την άλλη, θα σου φέρει, πούμε, τον, α πούμε, π.χ. τον εκπρόσωπο, τον πρώην αξιωματικό, δεν ξέρω εγώ, του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος, στο πλαίσιο της δημοκρατίας, θα, θα, θα προσπαθήσει, ας πούμε, με οποιαδήποτε λάσπη να αναιρέσει αυτή την ίδια τη μαρτυρία τη δικιά σου. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς οι ίδιοι καταλήξει σε κάτι. Τα πάω και λίγο, μπερδάμε. Τώρα είναι όλα... Για τον λόγο τι βέβαια ξέρεις, Το TVX είναι ένα εμπορικό μαγαζί, το οποίο δεν έκρυψε ποτέ από την πρώτη στιγμή τη της α, δημιουργίας του. Είχε βγει ο Στέλιο Σκούλογλου και είπε ότι θα είναι στόχος μας να έχουμε διαφημίσεις και να ζούμε από αυτό. Τέλο πάντων μετά, η εξέλιξη των πραγμάτων τα έτσι ώστε να μην, να μην είναι βιώσιμο με αυτόν τον τρόπο το μέσο και τώρα παίζεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώ θα συνεχίσει να υπάρχει. Ε, Οπότε για μένα, χωρί να, να προβάλλω τη δική μου άποψη, κατανοώ το γεγονό ότι βγήκε το βίντεο με αυτό το λόγο. Το βίντεο είναι διαθέσιμο, όπω και τώρα προβλήθηκε προφανώ, όταν υπάρχει η ανάγκη απέτηση και όλα αυτά, χωρί το λόγο του. Υπάρχει όμω και ένα άλλο παράγοντα, ο οποίο μα έχει τύχει στο παρελθόν, βίντεο που έχουμε βγάλει, να το πάρει η Χρυσή Αυγή να τα βάλει σε διαφημιστικά τη για τις ευρωεκλογέ, κάλυπτοντας το λόγο το δικό μας που ήταν πάνω πιο διακριτικό, ας πούμε, με το λόγο του Χρυσή Αυγή TV, και να καταλήγει να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο για έναν σκοπό ο όχι μόνο δεν μας εκφράζει, αλλά τον απεχθανόμαστε με το... στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αυτός προς το κομμάτι του βίντεο. Τώρα, για τα παράθυρα. Για μένα, όπω είπα και στο, στον άλλο το φίλο που έκανα την ερώτηση, το καλύτερο είναι ο συνδυασμό να χρησιμοποιήσω όσα έχεις χέρι, μέσα έχει στα χέρια σου. Εγώ γράφω και σε μια άλλη εφημερίδα, στην οποία έχω το περιθώριο να πω ακριβώ. Όχι πώ έχω δεχθεί, ας πούμε, κάποιε παρα, παρατηρήσει, κάτι τέτοιο. Ούτω ή άλλω, επειδή έχω κάποια πιο διαδικαστικά καθήκοντα στο VXS, δεν γράφω συνήθω δεν, δεν συμμετέχω στην παραγωγή τέλο πάντων ρεπορτάζ, των ρεπορτάζιτων αναλύσεων. Στη συγκεκριμένη εφημερίδα, στην οποία γράφω χωρίς να πληρώνομαι, μπορώ να γράφω ακριβώς την αποψή μου, έτσι όπως το θέλω, με τον τρόπο που το θέλω και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, δεν, δεν α, τίθεται ποτέ οποιοδήποτε είδος περιορισμός, γίνεται συζήτηση, ας πούμε, για τη μία ή την άλλη άποψη από την οποία θα γραφτεί το θέμα. Σου λέω, για μένα το καλύτερο είναι η δηλαδή και να δουλεύεις, Αν θέλει να είσαι δημοσιογράφος, δεν μπορεί να παρνηθεί του όρου μέσα στου οποίου ζει και δράσει και του περιορισμού και να του αναγνωρίζει και να συνεχίσει να παλεύεις μέσα από αυτό. Όπω κάνει και μέσα στην κοινωνία, στην οποία αναγνωρίζεις τα στραβά και τα καλά τη, και λε ότι, α πούμε, ω άνθρωπο θα συνεχίσω να, να παλεύω για αυτά που πιστεύω. Και από εκεί και πέρα να εκμεταλλεύεσαι ό,τι δυνατότητε έχει σε οποιοδήποτε άλλο χώρο βρίσκεται και να ενισχύει αυτού του χώρου και αν υπάρχουν προβλήματα μέσα στο χώρο το δικό σου, α πούμε. Υπάρχουν εναλλακτικέ, υπάρχουν δυνατότητε να τα βγάλει και προ τα έξω και να καταγγείλει όλο αυτό που γίνονται. Από το Intimedia, media μέχρι το blog τη Κατάληψη μέχρι τα blog, α πούμε, και τα πιο mainstream που καλύπτουν το ρεπορτάζ των media και αφήνω το περιθώριο να πει τα στραβά και τα ανάποδα που γίνονται εκεί πέρα. Εγώ έτσι έχω λύσει το υπαρξιακό μου τώρα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει. Συμφωνά βόλτα, ένα-δύο σημεία. Δεν απαξιώνω σε καμία περίπτωση τον τύπο με την μικρή μηχανή για να το ενισχύσω αυτό ε, θεωρώ ότι ένα σημείο καμπής στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και στις σχέσεις τους με τον κόσμο ήταν το βίντεο του Βιενόπουλου ε, μετά την επίθεση το οποίο για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία ένα βίντεο δεν το έπαιξε κανένα κανάλι και το είδε όλη η Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα και ήταν γιατί πήγε από YouTube και από υπόγεια κανάλια. Αλλά άλλε φορέ το τεχνικό ε, κάνει τη διαφορά αν θα έχει την εικόνα ή δεν θα την έχει. Εγώ στο καράβι είχα πάνω μου μια μηχανή με ένα φακό η οποία έκανε σχεδόν 5.000 για να μπορέσω να έχω ε, καθαρά το στρατιώτη που κατεβαίνει από το ελικόπτερο. Και αυτό μπόρεσα να το κάνω γιατί δεν είμαι χομπίστα. Πουλάω τι φωτογραφίε και από εκεί έχω βγάλει κάποια λεφτά να πάρω τη μηχανή. Είναι ένα άλλο θέμα. Για το Indymedia εμένα μου έχουν κόψει πιο πολλά κομμάτια από το Sky... <laughs> όταν προσπάθησα να κάνω κάποια post. Ε, και πάλι όμως ε, νομίζω ότι... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> the, the <do> <laughs> <laughs> Είμαι όμως μια πολύ ειδική περίπτωση. Ξεκίνησα εγώ από πολύ νωρίς αυτό... Είναι και μια μορφή σκρουθοκαμιλισμού, έτσι, να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, πάμε εκεί για αυτό που λες, Γιατί εκεί μπορούμε, ας πούμε, και δεν μα παίρνει να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν είναι γενναίο τόσο, είναι ότι είναι και θέμα επιβίωση. Και μετά, ελάχιστοι είναι αυτοί που θα καταφέρουν να το, να το πουλήσουν, αν θες, Γιατί ουσιαστικά αυτό πρέπει να κάνει για να μπορέσει να πει τη γνώμη σου, να την πουλήσει ω διαφορετική. Ξανά σε αυτό που είπα στην αρχή, δεν έχει καμία γενναιότητα και καμία μαγκιά. Δηλαδή, είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση και, αν θες, άλωθη. Και με αυτή την έννοια, ο πιο επικίνδυνος από όλους. Γιατί πρέπει να τα πουλάμε, ότι τραβάμε. Γιατί δεν πρέπει να τα αφήνουμε στο κίνημα να διακινούνται και πρέπει να τα πουλάμε μόνο για την εφημερίδα μας, το περιοδικό μας, ας πούμε. Γιατί εγώ είμαι εντελώς άχρηστος να κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Και αυτή επέλεξα. Δηλαδή, η δημοσιογράφωση. Με αυτό έχω να... ως επάγγελμα. Εκτώ, εκεί μπαίνουμε πάλι στο θέμα της, που έθεσε η Κατερίνα στο πώ ορίζει και τη δημοσιογραφική σου δουλειά. Δηλαδή, πλέον μας έχουν κάνει λίγο να πρέπει να τα κάνουμε όλα. Ε, και στο βάζει στο χώρο της εργασία σου το ότι δεν σου φτάνει τα λεφτά που παίρνει από το ραδιόφωνο. Ε, σε κάνουν και φωτογράφο ενδεχομένω. Το οποίο δεν το έχω λύσει ούτε με τον εαυτό μου αυτό. Δεν έχω να σου Δεν το πουλάς. Μερικές φορές δεν το πουλάς μόνο για τα λεφτά όμως. Το πουλάς για να το πάρει ένα μέσο που θα του δώσει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Ναι, αλλά άλλο είναι να το πουλήσεις στο Reuters και να κάνει το γύρο του κόσμου και άλλο είναι να το βάλεις στην Indymedia. Μπορεί δηλαδή, σκέψτε κι αυτό, εγώ δεν, δεν λέω ότι... Τα λεφτά τα παίρνει. Θα μπορούσες να το δώσει το Reuters δωρεάν, α πούμε, αν, αν μόνο σου στόχο ήταν αυτό. Αλλά παίζει και ένα το που το δίνει για τη δημοσιότητα. Δηλαδή, εγώ έδινα φωτογραφίε στο, στο Demotix, παραδείγματο χάρη, που είναι ένα site για αερασιτέχνε. Δεν με έννοιαζαν τα λεφτά που θα έπαιρνα από το Demotix, είναι, είναι αστείο ποσό. Ε, το έδινα γιατί έκανε λίγο, πήγε σε ένα ευρύτερο κοινό, πιστεύω. εργαστεί στα διάφορα μέσα τέλος πάντων. Έχουμε αντιληφθεί την έννοια της δημόσιας σφαίρα, πώς μπορούμε τέλος πάντων να κάνουμε κάποιες μικρές ροκμές μέσα σε αυτή τη δημόσια σφαίρα, πώς μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς με τα δικά μας χαρακτηριστικά μία πληροφορία που να έχει να κάνει, να έχει να λέει για έναν αγώνα, για, μια, για ένα κίνημα για οτιδήποτε ε, Αυτό που ανέφερε πριν ο Άρης που είχε να κάνει με το βίντεο του Βιενόπουλου στη Μαρφήν, Μετά το κάψιμο τη Μαρτίν, μετά του νεκρού, εν πάση περιπτώσει, το βίντεο που κυκλοφόρησε, που είδε όλη η Ελλάδα τέλο πάντων, μέσω των νέων μέσων, δείχνει ακριβώ αυτό, τη διείσδυση των νέων μέσων στη δημόσια σφαίρα. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτό ω δεδομένο, από εδώ και στο εξή, σαν μια νέα κουλτούρα που σιγά σιγά εξελίσσεται, α πούμε, δημοσιογραφική, μια κουλτούρα επικοινωνιακή, εν πάση περιπτώσει, μια κουλτούρα που έχει να κάνει με την είδηση πούμε, και την πληροφόρηση, μήπω πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να αναθεωρούμε. Αν όντω, πούμε, είμαστε δημοσιογράφοι, αν, δεν, αν είμαστε απλά εργαζόμενοι σε μια βιομηχανία με ένα ρόλο που τυχαίνει να είναι ο ρόλο του διαχειριστή τη πληροφορία, ο οποίο μπορεί και να διαμορφώσει τη δημόσια σφαίρα, μήπω πρέπει να δούμε ε, αν είμαστε εμεί και οι υπόλοιποι συνάδελφοί άδελφοί μα, πούμε, και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι εργάζονται στα μέσα που δεν είναι δημοσιογράφοι, αλλά είναι οι χωρίτε, μοντέρ, ή είμαστε τέλο πάντων, πάμε περιπτώσει, δημιουργικά μπορεί να είμαστε όλα αυτά μαζί κάποια από εμά. Μήπως λοιπόν είμαστε εμείς ένα υποκείμενο το οποίο ψάχνοντας συλλογικά και στείνοντας συλλογικά σε κάθε μαγαζί ή σε κάθε, σε κάθε μαγαζί τέλο πάντων αντιστάσεις. Εκεί μήπως καταφέρνουμε να κάνουμε αυτές τις ρογμές που θέλουμε και εκμεταλλευόμενοι αυτά τα νέα μέσα που έχουν εξελιχθεί. Μήπως λοιπόν έχει αξία αυτό που είπε ο Σπύρος πριν, το να, κατα... να... να διαρρεύσουμε την πληροφορία την πληροφορία σε δίκτυα τα οποία δεν είναι ας πούμε καθεστωτικά, δεν είναι τη κυρίαρχη ιδεολογία. Δίκτυα τα οποία είναι δυνητικά, δυναμ... πολύ δυναμικά, μπορούν να ανοιχτούν πάρα πολύ. Μήπω εν τέλει α πούμε, αν ήμουν εγώ στη θέση σα παιδί μου, το σκεφτόμουν αρκετή ώρα τώρα. Και με κάθε τελείω φιλική προσέγγιση, έτσι, χωρί κριτική, χωρί τίποτα, αν είχα βιώσει αυτέ τι κόσμο που έβλεπα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έδεινα το βίντεο που θενά. Δεν θα το δόνα το βίντεο που για κα... γιατί είναι. Τέτοια η ένταση των εικόνων, ας πούμε, που δεν θα μπορούσα να τι τις ποσοτικοποιήσω σε αντίτιμο, σε προϊόν, το οποίο θα πάρει, θα πάρει ένα μέρο, ας πούμε, από, από τον χρόνο και το χώρο τη διαφήμιση στα έντυπα ή στα ε, μέσα τέλο πάντων, όπω είναι τηλεόραση, το διαδίκτυο. Απ' την άλλη μεριά, προφανώ, α πούμε, και έχοντα εργαστεί κι εγώ, το πιο λογικό είναι ότι ένα κομμάτι, α πούμε, θα το έφτιαχνα έτσι ώστε να μπορεί να διοχετευτεί προ τα κύριε, παιδί μου. Αλλά εν τέλει, αξίζει να μπει στην αγορά, στο θέαμα μία είδηση που αξιακά δεν μπορεί να τιμολογηθεί. Ε, καταρχάς να πω ότι εμείς δεν έχουμε βγάλει ένα ευρώ από αυτή την αποστολή. Θα... Παρένθεση, μόνο να διορθώσω, παιδί, Δεν το λέω δεν το λέω για, για τα δικού σας ιδιοτελείς σκοπού. Αναφέρομαι για μια βιομηχανία η οποία βγάζει κέρδος ανεξάρτητα ότι κάνουμε εμείς Και με ποιες προθέσεις το κάνω; Δεν θα το θεωρούσα και κακό να έχω βγάλει μερικά ευρώ... γιατί είναι η δουλειά μου και από εκεί πρέπει να ζήσω... αλλά δεν βγει και τίποτα ε, από αυτό... και όλο το, το υλικό είναι και διαθέσιμο. Ε, τώρα, mm. γι' αυτό που λες... άμα δεν το έχει παίξει το μεγάλο κανάλι... να το βγάλεις και κάτω... αλλά γιατί να μην πα πρώτα στο μεγάλο κανάλι... να το δώσεις για να το δει περισσότερο κόσμος. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το θέμα που θέτει, γιατί τα μήμυα με όλα τα κακά και τα στραβά του έχουν και μια πολύ μεταδιθετική πτυχή. Ότι μπορεί ρε, να ασκήσουν πίεση. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη δημοσιότητα, όσο μεγαλύτερη έκταση παίρνει αυτό το θέμα, τόσο πιο πολύ θα συζητηθεί. Αν δεν είχαν βγει κάποια βίντεο, εικόνε, μαρτυρίε από όλη αυτή την ιστορία, δεν νομίζω ότι θα είχε γίνει ποτέ συζήτηση. Όχι πώ έγιναν με βάση αυτά τα βίντεο, εντάξει, αλλά αν δεν είχε. Προβληθεί αυτή η ιστορία από τα μέσα, δεν θα είχε συζητηθεί, α πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Όχι, πως βγήκε κάτι στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα είχε αναγκαστεί η ΧΥΠΣ ή κυβέρνηση να κάνει κάποια δήλωση. πόσο χλιαρή κι αν ήταν, ξέρει, κάτι, κάτι έγινε, κάτι ψήθηκε, κάπως ακούστηκε το θέμα. Παρόλο που αναγνωρίζω ότι πρέπει ακόμα πολλά να γίνουν. Δηλαδή, τα μήμοι έχουν και αυτή τη θετική πτυχή του να ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις. Τις αναγκάζουν να μην παραβλέπουν κάποια γεγονότα. Και γι' αυτό έχει, νομίζω, σημασία και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Άρης, ότι αξίζει να δώσεις ένα υλικό σε ένα μεγάλο μέσο, διοχετεύοντας το παράλληλα ελεύθερα σε οποιοδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε άλλο μικρό μέσο θέλει να το παίξει. Έχει αξία να το δώσεις όμω εκεί, για να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό. Να πω λίγο μόνο ότι γενικά θα ήταν αφελές τώρα μες στον καπιταλισμό να πούμε ότι δεν υπάρχει είδηση που δεν είναι εμπορευματοποιημένη. Αυτό εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Όμω και πρώτοι από όλου όσοι εργάζονται σε αυτά. Επίση όμω σημαίνει ότι δεν, ότι δεν δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κοινωνικό αντίκτυπο ακόμα και αυτή τη εμπορευματοποιημένη είδηση ή ότι δεν διαμορφώνει συνείδηση. Για μένα οι αντιστάσει εκεί παίζουν ακριβώ αυτό το σημείο. Δηλαδή το ότι θα παλέψει για το και ή ότι δεν θα συσκοφανίσει έναν κοινωνικό χώρο ή μια κοινωνική ομάδα που απεργεί είναι κομμάτι των αντιστάσεων ω ταξικό υποκείμενο. Δεν είναι ω υπερασπιστή του λειτουργήματο τη δημοσιογραφία. Δηλαδή και θα διαφωνήσω με το Σπύρο ρε μου. Δηλαδή, θέλω πάντων, είναι ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα που έχει διαχωρίσει εμπολί του δημοσιογράφου, του ρεπόρτερ κτλ. από την υπόλοιπη εργατική τάξη. Εγώ λοιπόν σε αυτό καταλήγω και γενικά δεν θα μπορούσα. Να δω εύκολα το ρόλο μου ε, στη διαχείριση τη πληροφορία. Ποτέ δεν είναι εύκολο. Αλλά και μόνο ότι κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται σε ένα χώρο, ξεκινούν αμφισβητώντα τη θέση του στον κοινωνικό καταμερισμό, για μένα είναι ένα βήμα, ας πούμε. Και θα ήθελα και άλλε κοινωνικέ ομάδε και τα σχετικά, όπω και κάνουν, και με μακρέ ας πούμε, αγώνων, όπω οι εκπαιδευτικοί, που το κάνουν αυτό το πράγμα. Αμφισβητούν τη θέση του, πούμε, στον καταμερισμό τη εργασία, αμφισβητούν τον ελληνικό του ρόλο, τον καταδικνουν. Και συγχρόνω εργάζονται σε αυτό, προφανώ. Αυτά. Επίση, για του ρεπόρτερ που είπε πάλι πριν ο Σπύρος, ρε παιδί μου, ο Stratos, ότι υπερασπίστηκαν η ιδιότητά του. πάντως, το Δεκέμβριο του 2008 δεν το είδαμε πολύ αυτό το πράγμα. Το 1995, επίση, ένα κομμάτι πήγε στο δικαστήριο. Ένα κομμάτι προφανώ επικαλέστηκε την ιδιότητά του και τη καπούλαρε. Ωστόσο, το, το Δεκέμβριο του 2008, βλέπαμε, δεν βλέπαμε ανθρώπου, και ειδικά του φωτορεπόρτερ, α πούμε, οι οποίοι αποσυσιοποιούνταν. Και ακόμα και δημοσιογράφοι, πούμε, και από μέσα κτλ. τα λοιπά και είχαν δεχτεί, ας πούμε, ξυλοδαρμό και με πολύ, συγκεκριμένο, ε, με πολύ συγκεκριμένη στόχευση και έχουν δεχτεί, ας πούμε, και έχουν, εντάξει, προφανώ έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία των μηνύσεων, χρησιμοποίησαν κάποια θεσμικά μέσα απάντηση. Για να κλείσω κιόλα ότι τα εναλλακτικά μέσα, αυτό που λέμε in-media ή blog και τα λοιπά, νομίζω καταρχήν έχουν διαμορφώσει κομμάτι της δημόσια σφαίρας κατά καιρού. Με βιντεάκι από τον ξυλοδαρμό, ας πούμε, το βασανιστήριο στην Ομόνια, μέχρι του μετανάστε μέσα στην κλούβα των αγροτικών ας πούμε, πάνω στα Γιάννενα, έχουν διαμορφώσει και έχουν αναγκάσει, διότι τοποθετώντα του στη δημόσια σφαίρα, τα ΜΜΕ δεν μπορούν να κρύβουν για πάντα τα πάντα. Υπάρχει και μια πίεση από τα κάτω, ότι σεβαστά, άμα το αρχίσει και το βλέπει ο άλλο αλλού, ψυλιάζεται. Άρα, δεν είναι απλά η θεωρία τη υποδόρεια ένεση ότι σου λέει αυτό τα ΜΜΕ, οπότε εσύ αυτό πιστεύει. Ακόμα και στο κοινό ας πούμε, ή στο κοινωνικό πεδίο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι τρόποι που δεν μπορούν τα ΜΜΕ απλά να το κρύψουν. Προφανώ έχουν μια συγκεκριμένη υπόθεση. Για μένα, γι' αυτό ακριβώ κυνηγούνται τα εναλλακτικά μέσα. Γι' αυτό λησαλέα προσπαθούν να κλείσουν το Indie Media. Γι' αυτό προσπαθούν να λογοκρίνουν τα blogs με νόμου και τα σχετικά. Γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Άρα, κατά τη γνώμη μου, εφόσον είσαι ένα επαγγελματία, καταρχά έχεις έχει επιλέξει να ζει από αυτό, θα κάνει τη διαχείριση τη πληροφορία. Από και πέρα, εγώ για μένα όταν δουλεύει ένα δύσκολο μαγαζί. Υπάρχουν με, ακόμα μεγαλύτερε αντιφάσει και εκεί πέρα δεν μπορεί να είσαι μόνο σου. Η Κατερίνα, α πούμε, ή εγώ, ας πούμε, που δουλεύω σε αριστερό έντυπο, έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία να πούμε πράγματα, γιατί ακριβώ αυτή η αριστερή ιδεολογία ή αυτή η, η, η στόχευση, ας πούμε, του μέσου επιτρέπει, ας πούμε, να μην λε τον αναρχικό κοκουλοφόρο. Μέσα, ας πούμε, σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο ότι οι ταξαγωνιστές είναι κομμάτι ενό κινήματο. Όχι ότι δεν το έχουν κάνει, έτσι. Αλλά άμα δουλεύει, πούμε, στο Sky. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί παίζει καρατόμηση, δεν είναι εύκολο. Άρα, εκεί μόνο το άλλο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκεί θέλει θέλειέ αντιστάσει. Δηλαδή, ε, κατά τη γνώμη μου ρε παιδί μου, νομίζω ότι συχνά άνθρωποι θα αντιστέκονταν στο να του κόψουν και ένα και αν είχαν μια συλλογική ας πούμε πλάτη, αν είχαν ας πούμε ένα συλλογικό τρόπο άμυνα. Ο καθένα μόνο του είναι μια ιδεολογία, ας πούμε, που αναπαράγεται από τον, καλ... από τον καπιταλισμό, το αναπαράγουν πάρα δημοσιογράφοι αυτό το πράγμα στον κλάδο και νομίζω είναι μια από ότι κοιτάξτε να δείτε ας πούμε υπάρχει και μια συλλογική δύναμη θα απαντήσουμε ας πούμε, με τα δικά μας μέσα και αυτό είναι ας πούμε ένα στίχημα για όλους μας αυτό το πράγμα. γιατί απέναντι σε μια απόλυση και ειδικά πούμε, σε μια περίοδο όπως αυτή ε, δεν είναι και πολύ εύκολο να απλά το κορμί σου Άρα για μένα οι αντιστάσει ξεκινάνε προφανώ κάνοντα μια ατομική επιλογή, συνεχίζοντα στο συλλογικό επίπεδο, αλλά και στην, ε, στην ένταξή σου και με την υπόλοιπη εργατική τάξη. Και αυτό επίση έχει να κάνει με αυτό το διάλογο κατασκευασμα του λειτουργήματο, α πούμε, επίσης, που σε διαφοροποιεί τι είσαι α πούμε εσύ παραπάνω από τον εργάτη. Και αυτό να παράγεται πάρα πολύ και από το αριστερό κομμάτι των δημοσιογράφων, η έννοια του λειτουργήματο και τη ενημέρωση γενικά. ακούγοντας και τις τελευταίες τοποθετήσεις, που πάνω κάτω νομίζω είναι μικροφωνίζω είναι οι μόνες που κάπως πιάσανε το ζήτημα και αυτό που ήθελα να βάλει εκδήλωση, δηλαδή που ακριβώς χωρίζονται τα όρια αυτού που λέμε δημοσιογράφου και ακτιβιστή, όταν ε, ο πρώτος ας πούμε φέρει και την ιδιότητα του Δευτέρου ή το αντίστροφο και βρίσκεται σε μια αποστολή όπω αυτή τώρα που έγινε με το, με το free Gaza εγώ θεωρώ ότι με τις τοποθετήσεις ας πούμε τις δύο που κάνατε εσείς σε σχέση με τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν και πριν ότι κάπως αυτός ο διαχωρισμός φάνηκε και τι εννοώ με αυτό Δηλαδή, από τη μία υπάρχει αυτή η λογική που λέει ότι ναι, μεν θα σπρώξουμε ένα βίντεο και στα κινηματικά μέσα και στα εναλλακτικά μέσα, αλλά από την άλλη θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε πούμε, πρώτα και σε ένα μεγάλο κανάλι ή σε ένα έντυπο ευρεία κυκλοφορία που θα κυκλοφορήσει, θα το διαβάσει πολλοί κόσμο. Και από την άλλη υπάρχει και η λογική που λέει ότι γιατί να το κάνουμε αυτό, θα το δώσουμε κατευθείαν στα εναλλακτικά μέσα, στα κινηματικά μέσα και πάει λέγοντα. Θεωρώ ότι μπαίνει κατευθείαν ούτω ή άλλω κάπω στο διαχωρισμό. Αν όχι διαχωρισμό, τουλάχιστον η αντίληψη επί του πώ ρε παιδί μου, μία είδηση μπορεί να κινηθεί στον κόσμο και κατά κάποιον τρόπο πώ μέσα από μία είδηση μπορεί να διαμορφώσει κάτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι εντελώ διαφορετικό το να δίνει μία είδηση μέσω του in ή να τη μοιράζει, πούμε, στον δρόμο χέρι-χέρι με ένα κείμενο και είναι άλλο να αναπαράγεται μέσα, ξέρω εγώ, από το Skype που τυχαίνει και δουλεύει ο Άριθ, που είναι ένα μεγάλο οργανισμό. Είναι εντελώ διαφορετικέ έννοιε, είναι εντελώ διαφορετικό το πεδίο στο οποίο παίζει η και Διαφορετικό το πεδίο μέσα από το οποίο προσλαμβάνει ο κόσμο αυτή την είδηση. Ε, ένα είναι αυτό. Τώρα, σε, δε, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θεωρώ ότι κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω αν είναι ρε παιδί μου το μόνο απαραίτητο πράγμα, το παραθυράκι ή αν ε, θα μπορέσει ο καθένα με τον τρόπο του, με το και που θα μπορέσει να αποσπάσει από τον αρχισυντάκτη, να δημιουργήσει μια αντίσταση στον χώρο τη εργασία του. Για μένα είναι πολύ βασικό πέρα από όλα αυτά πούμε, που είναι τα πιο απλά και τα που έχουν και μεγάλη τριβή, πούμε, όσο και αν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ε, για μένα παίζει μεγάλο ρόλο το πώς, ρε παιδί μου, μέσα στον χώρο της εργασίας σου, αντιλαμβάνεσαι και τον εαυτό σου εκείνη τη στιγμή, πέρα από την ιδιότητα αυτή που έχεις του μαχόμενου δημοσιογράφου, ας πούμε, να αντιλαμ... αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου και σαν ένα... Μέρο τη τάξη των καταπιεσμένων και αναλόγω του παιδού προσαρμόσει και τη δράση σου, που σημαίνει ότι συμμετέχει ξέρω εγώ στο σωματείο σου, στι συνελεύσει που κάνουν οι εργαζόμενοι του, του μέσου στο οποίο δουλεύει, προσπαθεί να δημιουργήσει μια άλλη εργατική δομή ή συμμετέχει σε άλλε εργατικέ δομέ. Δηλαδή για μένα δεν είναι τόσο απλό δηλαδή ότι, μάλλον ότι κάποιο κάνει μια δουλειά, ε, η οποία είναι η δημοσιογραφία, λέει κάποια πράγματα έξω από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούγονται από τα μέσα. Και επειδή τα λέει αυτά, αυτόματα μπορεί να κατα, ο ίδιο να κατατάσσει τον εαυτό του. Γιατί δεν μα αφορά ας πούμε, και το τι κάνει ο κόσμο, απαραίτητα πώ κατατάσσει του ανθρώπου. Αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένα δεν μπορεί ας πούμε, να νιώθει ότι κάνοντας απλά κάτι μαχόμενο ότι έχει ξεκαθαρίσει τη συνείδησή του, απαραίτητα. Προφανώς το ίδιο ισχύει το ότι και ο ίδιος ο κόσμος, βλέποντας το αυτό, μπορεί κάποιος δελπέδι να λέει ότι, εντάξει, και okay, μέσα αμέσα, παίζει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ο οποίος αναπαράγει αυτά που του λένε οι κάποιοι άλλοι. Και δεν κάνει τίποτα από μόνο του. Επομένω, ακούγοντα κάποιον που λέει κάποια πράγματα μόνο του έξω από τα συνηθισμένα, αυτόματα και τον κατατάσσει ας πούμε, σε αυτό που λέμε μαχόμενη δημοσιογραφία, ότι τα λέει έξω από τα δόντια και πάει λέγοντα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σε έναν τομείο όπω αυτό τη δημοσιογραφία, όπου οι αντιστάσει στου χώρου τη εργασία και όλο αυτό το ιδεολόγημα που έχει υπάρξει περί του λειτουργήματος, ότι δεν είναι απαραίτητα δουλειά ο δημοσιογράφο, είναι ένα λειτουργήμα. Που προσπαθεί να κάνει και άλλα πράγματα, το να μην απεργούν πούμε, οι δημοσιογράφοι την ίδια μέρα που απεργούν όλοι οι άλλοι. Έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη κατάσταση, η οποία, εγώ θεωρώ, έχει επηρεάσει πολύ, ρε παιδί μου, και κόσμο, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μπορεί να ασχολείται και με κινηματικά πράγματα ή να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν κάτι παραπάνω από έναν απλό δημοσιογράφο. Και για μένα, α πούμε, εκεί πέρα έγκυται τα όρια και μια ακόμα πιο σκληρή κριτική, την οποία. Οφείλει να κάνει οποιοδήποτε εργάζεται στα μέσα και προ τον εαυτό του, αλλά κυρίω και προ του συναδέλφου του. Το κατά πόσο δηλαδή αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου πρώτιστα σαν κάποιον ο οποίο και μέσα στον χώρο τη δουλειά του θα αντιδράσει. Και δεν θα αντιδράσει μόνο για να βγάλει μία είδηση, αλλά θα αντιδράσει μέσα σε οτιδήποτε ας πούμε, γίνεται σε αυτόν τον χώρο τη εργασία. Γιατί, α πούμε, άμα ο καθένα πει εδώ πέρα παραδείγματα από το χώρο στον οποίο δουλεύει, θα έχει να πει άπειρα. Εγώ, π.χ., ένα μήνα που δούλευα σε ένα αθλητικό site και έφυγα γιατί δεν πληρωνόμουν. Θυμάμαι δύο ή τρει και παραπάνω περιπτώσει στι οποίε. Άκει να α πούμε, τις, ε, τον παραπάνω κλικ που θα έκανε το site, θα έπρεπε να προσαρμόσω κάποια πράγματα, τα οποία δεν είναι ότι απλά μου ήταν εχθρικά, αλλά δεν μπορούσα ας πούμε, να πω να τα αντιληφθο και σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή, το πώ είχε γίνει μια λυστήρια στο σπίτι ενό προποντήτη, την οποία την κάνει σκοπιανή. Εγώ όταν έγραψα τον τίτλο τη Σήτηση και το έδωσε σαν αντιστοιχτή, έγραψα ότι λίστα σαν το σπίτι του τάδε. Α πούμε. Μου λέει βάλει σκοπιανή. Του λέει γιατί χρειάζεται να τονίσουμε ας πούμε, το από που κατάγητο λυστή. Μου λέει Όχι, απλά θα κάνουμε παραπάνω κλικ, για παράδειγμα. Ε, εντάξει, δεν χρειάστηκε να το γράψω βέβαια γιατί είχε ήδη περάσει η είδηση ή κατά κάποιο τρόπο είχε ήδη δημοσιευτεί το θέμα. Ε, από την άλλη, προσπαθούσα για παράδειγμα σε σχέση με το Μουντιάλ να βγάλω κάποια πράγματα που είχαν να κάνουν με, με, με τον πιο κοινωνικό ας πούμε, χαρακτήρα του. Το πώ υπήρχαν εργατικά ατυχήματα, πώ στην Αγγλία η εταιρεία έβγαλε αλεξίσφαιρα γυλαίκα και τα πουλούσε με τη σημαία τη κάθε ομάδα για να νιώθει ασφαλή ένα φύλαθρο κάτω στο Μουντιάλ, και διάφορα τέτοια. Όλα αυτά προσπαθώντα να τα περάσω μέσα σε ένα αθλητικό site, όπω γνωστό τα αθλητικά site δεν είναι και τα πρώτα. Θα παράξουν ειδήσει πέρα από τα πιο κλότσε έβαλε τα περισσότερα γκολ α πούμε και όλα αυτά. Αυτομάτω, τουλάχιστον θεωρώ εγώ, ρε παιδί μου, ότι προσπάθησα με κάποιον τρόπο να κάνουμε αυτό που λέμε μαχόμενη δημοσιογραφία. Π.χ. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορούσα να, να χωνέψω ότι. Είναι τόσο εύκολο, για παράδειγμα, σε μια δουλειά σα αυτή που ήμουν εγώ εκεί πέρα, που ήμουν ένα πλήρωτο, υπήρχε τόσο κόσμο που πραγματικά δούλευε πολλέ ώρε και δεν προσπαθούσε να κάνει τίποτα, το ότι όταν προσπαθούσε ας πούμε, να ανοίξει μια κουβέντα, δηλαδή ήταν Α, ξέρω εγώ ξέρω, είσαι συνδικαλιστή ξέρω, ή κάνει χιλιάδυ άλλα πράγματα στη ζωή σου και έξι α πούμε να τα βάλει και μέσα στο χώρο τη εργασία σου. Πήγαν διάφορα τέτοια. Τα οποία θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι τα βασικά που κατά κάποιον τρόπο έχουν κάνει αυτό το επάγγελμα, τόσο μισητό και τόσο εχθρικό στο μεγαλύτερο μέρο του κόσμου. Ή ακόμα και σε κόσμο που δουλεύει σαν δημοσιογράφω, αλλά αντιλαμβάνει τον αυτό που το κάνει απλά για να βγάλει ψωμί και κάνει ότι του λένε και τίποτα άλλο. Δεν έχει α πούμε, καμία αξίωση τη πληροφορία αυτή τη Δεν τον νοιάζει πώ θα τη διαχειριστεί, πώ θα τη βγάλει προ τα έξω, τι θα πει. Και νομίζω ότι το επίδικό οποιοδήποτε εργάζεται σε αυτό το χώρο και με οποιαδήποτε ιδιότητα φέρει όπου και να πάτε είναι το Ισραήλ είτε είναι μια αποστολή στο Ιράκ, ή οπουδήποτε άλλο, είναι πάνω από όλα για μένα, πέρα από το να πει την πραγματικότητα αυτή που τη βλέπει και να την ντύσει ας πούμε, με το δικό του λόγο με τα δικά του επιχειρήματα, κυρίως ρε παιδί μου να μπορέσουμε κατά κάποιον τρόπο όσοι εργάζονται σε αυτό το χώρο έχουν απολυθεί οτιδήποτε, να συστήσουν κάτι που να τους δίνει τη δυνατότητα, όχι Απλά να αλλάξουν ας πούμε, τα μέσα από μέσα. Αλλά να έχει ένα μελλοντικό ρίγμα που να έχει να κάνει με το με το πώ μπορεί σε ΣΥΡΙΖΑ διαχείρισε τα μέσα. Γιατί για μένα το βασικό δεν είναι πώ επηρεάζει τη δημόσια σφαίρα. Η δημόσια σφαίρα επειράζει α πούμε και δύο πράγματα. Και ένα πανό στον δρόμο ή ένα μοίρα, ένα τρικάκι επηρεάζει τη δημόσια σφαίρα κατά κάποιον τρόπο. Το ζήτημα είναι όμω ότι εμεί εδώ δεν μιλάμε για τη δημόσια σφαίρα. Αλλά μιλάμε στην ουσία για το πώ επηρεάζει η κυρίαρχη δημόσια σφαίρα μια πληροφορία και πώ μια πληροφορία διαχέεται μέσα στην κυρίαρχη δημόσια σφαίρα. Εκ των πραγματων δηλαδή και όλα όσα λέμε και οτιδήποτε πούμε, προσπαθούμε να δούμε σαν τρόπο αντίγραση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο περιστρέφεται γύρω από ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα το οποίο έχει να κάνει από τη μία με τις αντιστάσεις σε αυτό που λέμε αστικά μου μου έ ή δεν ξέρω εγώ πώς είναι τα πει ο καθένα και από την άλλη με το ίδιο το, με το κινηματικό μέσο ας πούμε το ID Media, το 98 FM, το ID.gr δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι, θεωρώ δηλαδή δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα τα οποία θέτουν ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο συζητάτε, συζητάτε με ΑΙ αυτή τη στιγμή Το θέμα, δηλαδή, της ε, κουβέντας, δημοσιογράφος ή ακτιβιστής. Έστω και αν μπαίνει πολύ χοντρικά, Αλλά θεωρώ ότι μπαίνει αυτή τη στιγμή κάπως, με τον ΑΦΑ με τον βιτατροπο. Αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι... Α, θέλ, θέλεις να μιλήσεις? Αυτό που θα κράταγα από όλα όσα είπε είναι ότι εν τέλει πρέπει να είσαι ακτιβιστή και μέσα στον χώρο της εργασία σου ως δημοσιογράφος, που είναι μια θέση με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Βλέποντας όμως δυστυχώς την κατάσταση των μέσων, να αναγνωρίζω και το πόσο πολύ δουλειά χρειάζεται για να γίνει αυτό, ειδικά σε χώρου όπως τα site που δεν έχουν και την παράδοση της κάλυψης, ας πούμε, από τη... τα επίσημα όργανα ξέρω, τα... που εκπροσωπούν του δημοσιογράφου τα νέα μέσα στα οποία μπαίνουν και πολλά παιδιά βγαίνοντα κατευθείαν από τη σχολή και χωρίς να γνωρίσουν, καν τα βασικά δικαιώματα ή και άνθρωποι όπω εγώ που ομολογώ ότι δεν έχω γνώση για βασικές πτυχέ, ας πούμε, πραγμάτων έτσι, λίγο πιο συνδικαλιστικών, τα οποία μπορούν να προστατεύσουν και μένα και να βοηθήσουν και τους γύρω μου, γύρω μου μέσα στη δουλειά μου. Δηλαδή, όση περισσότερη δουλειά γίνεται πάνω σε αυτό το τομέα, τόσο πολύ... Μελλοντικά θα γίνει αυτό που λέει, Θα βελτιωθεί η κατάσταση του επαγγέλματο, πω εγώ. Λοιπόν, ε, εγώ απλά θέλω να βάλω έτσι μια... κάτι που δεν, που δεν ακούστηκε, που δεν το ψάχισαμε καθόλου και μου κάνει και εντύπωση. Γιατί βλέποντα και τον τίτλο, το δεύτερο κομμάτι που λέει Ομοιρία τη πληροφόρηση, συνειδημικά μου πήγε ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τον εαυτό μα. Για τον εαυτό μα, μιλάμε για του ανθρώπου. Γενικότερα, μιλάνε για αυτοργάνωση. Για ελευθεριακέ ιδέε και απόψει κτλ. Και που μιλάμε για το σύνθημα αυτό που έχει βγει, α πούμε, να πάρουμε την πληροφόρηση στα χέρια μα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόση ώρα, εντάξει, σε έναν βαθμό το καταλαβαίνω, αλλά τόση ώρα έχουμε βάλει δύο ανθρώπου στη γωνία και του πυροβολούμε. Και αυτό που του πυροβολούμε δεν με ενοχλεί ότι του πυροβολούμε, βέβαια. Με ενοχλεί ότι περιμένουμε πιο πολλά από αυτού από ό,τι θα έπρεπε. Με την καλή έννοια, εγώ το, αυτό που βλέπω, α πούμε, χωρί να είμαι και να δουλεύω κάπου ω επάγγελμα. Ε, καταλαβαίνω ότι τα παιδιά εδώ έχουν μια ηθική πολιτική στάση μέσα στη δουλειά του, αυτό τίποτα παραπάνω. Ότι δηλαδή διαφέρουν από του ομοίου του, α το πούμε, από κάποιου ομοίου του, διότι κρατούν, α μια πολιτική στάση να διαφοροποίηση όσο μπορούν. Αλλά από εκεί και πέρα, το ότι θα γίνει ε, εμπόρευμα η δουλειά σα, είναι αυτονόητο για μένα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να περιμένω κάτι άλλο. Στο κάτω-κάτω πληρώνεστε γι' αυτό, έτσι. Δεν είναι... Το λέω καλοπρόεδρε, έτσι. Και, δηλαδή, και εγώ όταν θα, θα κλειθώ να δουλέψω κάπου, ε, εμπόριο θα, θα, θα πληρωθώ για αυτό που κάνω, τελος πάντων, με του όρους παραγωγής. Δεν περιμένω, δηλαδή, κάτι διαφορετικό. Εγώ αυτό που περιμένω να, να, να ακούσω σήμερα, μέσα στο τέλος, με φταίω κι εγώ που δεν το έβαλα, αλλά πήξαμε εδώ με τα προβλήματα τεχνικά, είναι ε, τα μέσα αντιπληροφόρησης που στην, στον ελληνικό χώρο μπήκαν ουσιαστικά μετά το 2000-2002 και κυρίως ουσιαστικά την τομή την έκανε το Indymedia για μένα ως ένα site το οποίο έφερε το ζήτημα πέρα από το αλήθο που φτιάχνει δημοσιογράφη δημοσιογράφοι, να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να μιλήσουμε εμεί για την πληροφόρηση και να προσπαθήσουμε να τη μορφώσουμε, ξέρω εγώ. Και έχουμε φτάσει ένα επέδο πλέον, πέρα από την προσούρα και το, ε, την προκήρυξη και, το, και την αφίσα, ε, να πάμε σε κάτι πιο πολύπλοκο τέλο πάντων. Λοιπόν, για αυτά μέσα σήμερα δεν μιλήσαμε καθόλου. Ε, δηλαδή, πιο πολύ θα με διέφερε, για παράδειγμα η γνώμη σα, πέρα από το τι πληρώνεστε για να κάνετε αυτή τη δουλειά. Αν υποθετικά με κάποιο τρόπο το βιοποριστικό λινότανε, λέω εγώ τώρα, έτσι, θα πήγαινε κανεί να εγκαταλείψει όλα τα άλλα media, τα αστικά και να πάει να δημοσιοποιήσει το ειδή media και στο 98», Εγώ πιστεύω ότι δεν το κάνατε. Διότι έχετε συνηθίσει να έχετε τεράστια απέθυνση, Παράδειγμα, έτσι, θέλω να πω ότι υπάρχει μια ένδυα στα μέσα, τα αντιπληφόρηση τα δικά μα, κυρίω υποδομή και μετά γιατί η κουλτούρα. Γιατί την κουλτούρα πρέπει να την εφεύρουμε εμεί, δεν μα τη δώσει κανεί. Και νομίζω ότι είναι ένα, ένα κομμάτι αςούμε, που έχει ξεφύγει από την κουβέντα. Και... Γίνονται ερωταπαντήσει, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν δε, δε αντιστοιχίασουμε. Τι άλλο να μα πουν οι άνθρωποι, καταλαβαίνουν, δουλεύουν, έχουν κάνει αυτή την επιλογή και εμεί θα δουλέψουμε αύριο. Ε, νομίζω πρέπει να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Πώ πώς, πώς, δηλαδή και ω υποδομή και ω κουλτούρα αυτό το πράγμα θα, θα μετεξελιχθεί, Γιατί είναι όπλα σε ένα πόλεμο. Έτσι, όπλα δεν είναι νομίζω, μόνο τα, τα πιστόλια κτλ. Είναι και η πληροφόρηση, είναι και το μυαλό, είναι ο στόχο που λέει και ε, Νομίζω αυτό διακυβεύεται. Εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι μέσα από τα μίντια. Υπάρχει, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Νομίζω ότι αναγκαστικά γίνει το αριστερό ή το αναρχικό τέλο πάντων άλοθη του συστήματο πληροφορία, το media. Τέλος πάντων, έτσι. Οπότε νομίζω πρέπει να ξεφύγω μέσα από αυτό. Αυτή είναι και η άποψή μου γενικότερα με τα πράγματα. Να κάνει κάτι, το, τα αντι-media, α πούμε. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι απλά το βάζω σαν υπογράμμιση. Δεν πιστεύω ότι είναι τώρα από 12.30 η ώρα η κατάλληλη ώρα για να συζητεί αυτό το θέμα. Και αν άρχισε τώρα να λέω και συγκεκριμένα πράγματα μόνο για αυτά που θέλω να πω, θα μου πάρει ας πούμε, μια μισή ώρα και θα βγει και συμπέρασμα. Ούτε εγώ θα καταλαβαίνω τι λέω από ένα σημείο και έπειτα. Το βάζω απλά σαν υπογράμμιση ότι νομίζω ξεχνάμε και το δικό μα ρόλο και τη δική μα ένδια. Δηλαδή δεν έχω ακούσει πολλέ συζητήσει για την κουλτούρα, για τι, τι νομίζουμε εμεί δημοσιογραφία. Άμα δεν το λέμε δημοσιογραφία, πώ το λέμε. Θα είμαστε ειδικοί τη πληροφόρηση. Σε ένα σταθμό, για, παράδει για παράδειγμα, στο Ιντιμίτε e υπάρχει ένα. Υπάρχουν ένα δύο άτομα που ασχολούνται τεχνικά με τα θέματα, έτσι. Με το server, με το. Όλοι οι άλλοι τι κάνουν, α Δεν υπάρχουν ειδικοί, α πούμε, και στο Ιντιμίτε. E στο 98 ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ειδικό για το Ιντερνετ, ειδικό για το site, ειδικό για. Και άμα λείψει ένα γίνεται και ένα. Δηλαδή, ας μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, Έχουμε τρελή έλλειψη υποδομών, κυρίω και μετά και έλλειψη κουλτούρα. Οπότε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ξαφνικά ποταστικά μέσα να μεταφυγήσουν δημοσιογράφοι στα, στα μέσα αντιπληροφόρηση και να, ε... να εγκαταλείψουν κιόλα αυτό που έχουν σαν Αυτά. Λοιπόν, αν δεν θέλει να πει κανεί κάτι άλλο μετά από σχεδόν τρεις ώρες <laughs> και αφού εξαντλήσαμε τον Άρη και την Κατερίνα ε... λοιπόν. λοιπόν, εγώ κρατάω πάντως... Και αυτό που είπε ο Παναγιώτη, προφανώ ότι η κουβέντα κινήθηκε περισσότερο στο εσωτερικό κτλ. Σε μια άλλη εκδήλωση μπορούμε να το θέσουμε με τον άξονα που έθεσε ο Παναγιώτης και μα απασχολεί και εμά ω συνέλευση. Είτε έχουμε και ένα blogspot που έχουμε κάνει και πρωτογενή δουλειά. Που βγαίνει στο blog ή με, σε συνεργασία με το e-media. υπάρχει ας πούμε, είτε αποκάλυψη μια πορεία είτε ανάδειξη ενό θέματο κτλ. Όχι μόνο εργασιακά αλλά και κοινωνικά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρου τη συνέλευση στο συναδέλφου, τον Άρη και την Κατερίνα και να ευχαριστήσω επίση και του συντρόφου από το 98 FM που τόση ώρα όντω του εξαντλήσαμε και του δύο. Εγώ νομίζω ήταν πολύ. Εμένα μ' άρεσε η κουβέντα. Ε, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία είτε ε, ξανά ω συλλογικότητα είτε σε συνεργασία με το 98 είτε ξανά ω εργαζόμενοι στα ΜΜΕ κτλ. να κάνουμε τέτοιε εκδηλώσει και να κλείσουμε νομίζω εδώ σιγά σιγά. Ja, mensen neut ja, ja.